Εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 6 Οκτωβρίου 2019, άγνωστοι επισκέπτες. <Καισθέρω> Καλησπέριζο όλους φίλους που είναι μέσα αυτή τη σημεία από Αμερική, Καναδά μέχρι Αυστραλία και μας συγκινεί η Αυστραλία πάντα διότι μαύρα χαράματα είναι εκεί ακόμα και από την Κύπρο μέχρι τις σκαδιναβικές χώρες βλέπω εδώ. Και όπως έχω προαναγγείλει έχουμε έναν εξαιρετό φιλό, έχει να και καιρό λόγω λόγων, τον κύριο Χρήστο Βούδη, τον οποίον θα τον έχουμε σήμερα να τον ανακρινόμεν. Χαίρομαι που με ενημερώνετε ότι σήμερα σαν σήμερα μάλλον πέθανε η Μοσέρα Καμπαγέ και λοιπά και να βάλω και αφιέρωση. Θα την κάνω Γιώργη ευχαριστώ πάβολη, αυτά δεν μπορεί να τα παρακολουθώ μου τα λέτε και θα περάσω ωραία σήμερα δυο-τρει με το Χριστό διότι ο Χρήστο είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και θα, όσοι δεν το ξέρετε ή δεν τον έχετε ακούσει θα το καταλάβετε σε λίγο. Θα ανοίξω μικρόφωνο στο Χρήστον του. Καλησπέρισο. Καλησπέρα κύριε Βούδη. Καλησπέρα Γιώργο. Πώς είσαι εγώρι Καλά με Πώς την είπες την καλλιτέχνηδα που πέθανε... Τη Μονσερά Καμπαγέ. Ναι Καμπαγέ. Καμπαγέ. Ναι καμπαλιέ, λένε στο Βαλιαντολίδη. Ναι εξαρτάτε πώς το προφέρεις. Εγώ δεν Από έχω να... πάει στο Βαλιαντολίδα γόρι μου. Όποτε δεν πω να ξέρω. Ο Εντά. κόσμος τη λέει καμπαγέ. Εγώ Τέλος το πράγμα. μόνο που ξέρω είναι ότι λέγομαι Χόρχε. Χόρχε, σωστά. Χωθέ Χιμένεφ. Ναι. Ε, θα μπορούσες... Είναι τα τρία χ κατάλαβες. Ναι, θα μπορούσε να είσαι και Γιούρι, βέβαια. Γιούρι. Να σου πω... Ε... Ναι, 6 Οκτωβρίου τώρα, έτσι συνειρμικά, δεν... Έξω, δει, χρονιά, δεν ξέρω τη χρονιά, δεν το θυμάμαι. 6 το Οκτωβρίου, όχι, εγώ άλλο θυμάμαι. Α. Πρέπει να ήταν 6 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε το 1973. Ναι. Το Yom Kippur War Α, το πόλεμος τον του, έξι ημερών το, Όχι τον έξι ημερών, της Των Τον έξι ημερών ήταν τον Ιούνιο του 67 Του 67, μπράβο Ναι, του Yom Kippur. και θυμάμαι, ήμουν Αγγλία τότε Θυμάμαι δηλαδή σκηνέ και όλα αυτά Και γιατί τώρα με το λέω συνειδημικά Για λέγε ετίνα πω, δηλαδή, να πω, δηλαδή, γιατί το, το λέω γιατί δεν είμαστε Ισραήλ, ενώ θα πρέπει. Θα πρέπει. Ναι, αυτό λέω. Γιατί δεν μπορούμε να, αρχίσουμε επιθετικά με την έννοια που στα ναι. βασια. Γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε ενώ μπορούμε. Γιατί είμαστε κλέφτες, γυρολόγοι, και μικροαπατεώνες, δεν είμαι θα μικροαπατεώνες, ενώ την ηγεσία θα κρατικά. Έτσι. Ναι, δεν λέμε για τον κόσμο, εννοείται. Ενώ ότι υπάρχει ένα ηγέστατο ποσοστό, το οποίο είναι και ελληνοκεντρικό και εθνοκεντρικό. Και, και απαιδείχθη και αυτό από τις πρέσπες και από τις συνάξεις... Θα ότι έλεγα είναι. ότι είναι γύρω στο 30-35% έτσι το και οποίο δεν είναι δεν, δεν είναι, όχι, όχι, μην το λες. Η Ελλάδα δεν κατοικείται από Έλληνε. Δηλαδή το 30-35% είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και υγιέ ποσοστό. Ναι. Αλλά δυστυχώ ενώ ξοδεύουμε όσο καμία χώρα στου εξοπλισμού, ο κάθε κλέφτη υπουργό κλέβει τα χρήματα και τι μίζε και τα εξοπλιστικά. Ο τρόπο με τον οποίο κατατάσσονται πλέον στι στρατιωτικέ σχολέ είναι ακαδημαϊκής φύσεως άσχετος με τον παλμό του άλλου. Να υπερασπιστεί ναι. το έθνο και να έχει Δηλαδή, έζει... δηλαδή ναι, την εγκάθαρση την όλα, έκανε ο Τσοχατζόπουλο. Όλα είναι λάθο να... Τώρα ο Τσοχατζόπουλο είναι ένα από τα πολλά έτσι. 40 χρόνια ναι. αυτό μόνο την πλήρωσε. Ναι, ένα από τα πολλά. Εντάξει, εμβληματικό όμω. Δηλαδή... Δεν λέω όχι, Εμβλημα... αλλά αυτό ήταν ο κακό 40 ε, χρόνια. Όχι, ε, όλοι οι Τσοχατζόπουλοι είναι πολύ. Απλώ αυτό λε την πλήρωσε, δεν την πλήρωσε. Στα γήπεδα πάει τώρα ναι. έξω είναι και πάει στα γήπεδα. Παρακολουθεί την ομάδα του. Εντάξει, δεν. θα ήθελε εσύ. Δεν τα πληρώνει κανεί αυτά. Θα το πω αλλιώ. Κοίταξε, αγαπητοί. Θα... Άκου να δει τώρα, Γιώργο. Για λέγε. Άμα αυτοί οι τύποι δεν βρίσκεται κανεί για να του ρίξει στο χαντάκι, δεν γίνεται δουλειά Ωραία, εγώ πήγα να το πω Εντάξει. πιο γενικά. Ναι. Εσύ είσαι ο Χρυσογούδη έχει μια διαδρομή. Ενώ, ενώ, ενώ να του πρόξει που έχει λάσπε και να πέσουν να βραχι το παντελόνι του. Μα αυτή την έννοια. Και εξάλλου και λακκούβε ναι. υπάρχουν. Ναι, αυτό εννοώ. Εγώ όμω το να πω το εξή. Ποιοί είσαι ο έχει μια διαδρομή. Είναι δυνατόν μεγαλώνοντα και στα στενά, λέει, τιμούν τα πρώτα να γίνει ξεφτίλα και σαν να διαγράψει τη διαδρομή σε όλη Αυτό έκαναν αυτοί. Ή ο, ο συγκεκριμένο. Κατάλαβε γιατί το λέω τώρα. Ή, δεν, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ήταν από τη φύση του ξεφτίλε αυτοί. Αναρωτιούνται, δεν αναρωτιούνται. Ο φίλο μου Ατρέα Σατηλάρησα λέει, Γίνονται τέτοια πράγματα στο κοινοβούλιο το ελληνικό. Όχι, ποτέ. Α, δεν οπότε νομίζω. δεν θέλω να είσαι ακραίο. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Αυτά ήταν εξαιρέσεις. Τώρα μάλιστα το που περνούσα και το είδα, λέω, κάτι άκουσα πάνω από τον Άγνω Στρατιώτη. Αυτό δεν λες, στα παλιά Ανάκτορα. Ναι. ναι και νομίζω κάτι θα γίνει Και το κοινοβούλιο για... το γράψει με όποιο ήθεσες εσύ. Εμεί, με υψηλον, δεν Κατά τη ρεπούσιον γραμματική. Θυμάμαι του φίληδη που λένε. <laughs> Νομίζω ναι, γιατί θυμάμαι μια φορά μου ζήτησε η, η μία, ξέρεις, ο Λιβάνη, ο εκδοτικό οικό, ε, Τα είχε ο μπαμπάς Λιβάνης και μετά τα είχαν τα παιδιά, ο Ηλίας και η γιώτα το έχουν τώρα. Ο μπαμπάς ο Αποθανών προσφάτως. ναι. Και με πήρε μια φορά τηλέφωνο τότε την εποχή Χαρδαβέλα που έβγαινα ναι, ναι. η Γιώτα και μου λέει σας ακούμε, μας αρέσει πάρα πολύ αυτά που λέτε μπορείτε να μας γράψετε ένα βιβλίο για τον εκδοτικό μας οικό. Και λέω σας γράψω, σημαίνει, Μάλιστα. εντάξει σε ένα χρόνο, λέω πώς το θέλετε ένα χρόνο. Ε, στο χρόνο μέσα, εν πάση περιπτώσει, τους το πήγα εκεί πέρα, το, το... Πόνημα, αυτό το είδα, εντάξει πολύ... Πολύ αξιοπρεπεί, α πούμε, οι άνθρωποι. Πολύ φιλικοί και όλα αυτά. Ναι. Μάλιστα ήταν και ο. εκεί ήταν, θυμάμαι, ο λαλιώτη τότε σήμερα. Τώρα κάτσε, εκδόση... αγόρι, που έχει να έρθει καιρό. Είμαστε ναι. φίλοι αγαπημένοι τόσα χρόνια. Ξεκινά τραβά τώρα, λαλιώτη. Τι δουλειά έχει ο λαλιώτη τώρα στη συζήτηση, ρε Χριστό. Κοίταξε, δεν ξέρω, εγώ τον εκτιμώ το λαλιώτη. Με συγχωρεί, συνέχισε. Ναι, εγώ τον εκτιμώ. Δηλαδή, να σου πω για τον εκτιμώ. Τι τώρα... Όταν τον πρωτογνώρισα, δεν τον ήξερα. Εγώ εκεί τον γνώρισα. Μου λέει: ήταν ο Ηλίας, νομίζω ο αδερφό τη Γιώτα yeah. που είχε ο και μου λέει: Ξέρετε, έχουμε υπεύθυνο τον, τον totally. Κώσταρ, τον Λαλιώτη, για τι εκδόσει. Ναι, ναι. Τότε είχε σταματήσει, είχε φύγει από το είχε είχε yeah, yeah. πασό και νομίζω δεν ξαναγύρισε yeah. Τον, yeah. Ναι, ναι. Ναι. Ε, Και μου τον, τον γνώρισε, δηλαδή με πήγε στο γραφείο του. Ε, του είπα μου, μου λέει: Σα ξέρω, μου λέει. Λέω: Πώ με ξέρετε, αφού εγώ δεν σα ξέρω, πώ με ξέρετε. Και βγάζει, Γιώργο μου, ένα box, κουτί, ένα κουτί, και είχε τα άρθρα μου μέσα. Είχε τα άρθρα Σε διαβάζουν ό, όλες εφημερίδες. οι πτέρυγες. Δεν με διαβάζουν όλοι, Γιώργο μου. Σε διαβάζουν. Ε. Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Δεν με διαβάζουν όλοι. Οι δεξοί δεν διαβάζουν. Α, να πρόβλημα. το διευκρινίσουμε τα. Ναι, δεν διαβάζουν. Άστα, και τι σου αυτή. είπε, για πάμε. Για κοίταξε, λέγε. απλώς κάναμε μία συζήτηση με τον ανθρωπο κάναμε Κάνα δύο φορές δηλαδή, δύο-τρεις φορές κάναμε συζήτηση με τον άνθρωπο. Εμένα μου φάνηκε πολύ εντάξει. Μου είπε ότι με σηκοφαντούν, με κάνουν, με δείχνουν, δεν υπάρχει τίποτε ας πούμε, αυτό. Μου, μου έδωσε ένα, όταν μιλούσαμε, ένα πολύ πατριωτικό προφίλ για πράγματα που μου είπε για τη Θράκη ναι. και... Δεν ξέρω, έχω μια εκτίμηση γι' αυτό. Δηλαδή, μέσα από τη συζήτηση την οποία είχαμε, ναι. μου φάνηκε... Σημάτησε μια εντύπωση. Και μου εκτίμη, εκτίμησε ναι. και το γεγονός τότε, ότι όταν έφυγε από το Πασόκ, δεν έκανε. Δηλαδή, δεν βρέθηκε. Μου λέει, δεν έχω ούτε χρήματα μου λένε, που λένε, ούτε σπίτια, ούτε τίποτε. Κάθισε και δούλευε εκεί στο λιβάνι. Έκανε την επι, με επιμέλεια των βιβλίων. Και το κράτησε για πολλά Εντάξει, χρόνια. Εντάξει, μπορεί να ήταν σε αυτό. Δεν ξέρω, κοίταξε πάλι αυτό που θα με μεταθέσεις τώρα στη συζήτηση Όχι δεν πρόκειται, θα φύγουμε από ναι, τίτως όχι, όχι είναι χρήσιμες όμως γιατί με πας στην Οβάρτης τώρα Μην πάμε ακόμα ναι, εκεί. Θα πάμε όμως και εκεί, μην το ξεχνάς Όπου Α, θα... α, α να ναι. μισώ, κάνε ανωτελεία ναι. Να πω στους φίλους Όσοι περιμένουν να μας πει το Σεντόν Ουράνιο και τι έλεγε ο Αρίσταρχος Ίσως έτσι λίγο. Εστά, θα κάνει κοινωνικοπολιτική η συζήτηση με τον Χριστό. Κυρίω. Ό,τι θέλει ο λαός ο Και ό,τι όλα... ρωτάνε θα σου ναι. απαντήσει. Ό,τι ρωτάνε. Αλλά, αλλά πιο Με, με έβγαλε κάπου αλλού, αλλά κάτι σκεφτόμουν τώρα για το κοινοβούλιο. αν το Λιβάνι. Ναι. Και το έγραψα λοιπόν το βιβλίο. Είχαν έναν διορθωτή. Πολύ καλό έτσι φιλόλογο και τα λοιπά ναι. Ο οποίος διορθωτής Τώρα ε, μένουμε για την έννοια Το κοινοβούλιο το κοιμή Έτσι μην το ξεχάσουμε Δεν ε. το έχω ξεχάσει καθόλου ναι. ε, Όχι ότι επειδή γαυγίζουν ναι. Όχι επειδή μου ναι. Είναι η ονοματοδοσία αυτή ναι, Πώς θα μπορούσε να γράφετε ναι. Και λοιπόν βλέπω εκεί όλα μου τα, Το βιβλίο ήταν διορθωμένο Η μοτοσυκλέτα το σι με γι, Το ένα το άλλο ε, Του λέω ρε εσύ, να δει. Πώ γίνεται, α πούμε, λέω. Ξέρω εγώ, μοτοσυκλέτα έχουμε. Μάθει, το τρένο, α πούμε, το έχει αλλάξει με ε, με π, με και όλα αυτά. Λέω, πώ γίνεται, λέω. Μοτοσυκλέτα, α πούμε, μου λέει εμεί. Του λέω, μοτοσυκλέτα είναι αντιδάνειο. Είναι μότο και κύκλο. Ναι. Ο κύκλο γράφεται με ε. Πώ εμεί δηλαδή το, το κάνουμε, απλοποιούμε. Δεν κάνουμε γι' Ναι, γιατί το απλοποιούμε. Ε, μου λέει εμεί, δεν είναι προσωπικό, μου λέει το θέμα. Ακολουθούμε την γραμματική του Τριανταφυλλλίδη. Μου λέει, Μάλιστα. λέω, ο Τριανταφυλίδης πώς το γράφει το όνομά του. Yeah. Μου λέει, τι εννοείται. Λέω, πε μου σε παρακαλώ, πώς, πώς γράφει, γράφει το ο, ο, ο Τριανταφυλίδης το όνομά του. Μου λέει Γ, Ι, Ά, το φιλίδες λέω 2, Λ, Ι, Ι, ναι. Ε Όταν ο Τριανταφιλίδης το γράψει με Ι το, το φιλίδη Και, και ένα Λ, να το κάνουμε για τη μοτοσικλέτα. Γιατί ο Τριανταφιλίδης θέλει τα τριάντα φύλα του ναι. Και μάσα θα μας βάλει τη μοτοσυκλέτα ναι. να γράφουμε με Ι Και ο Γιάννης Μενανή Ναι καταλάβεις <χω> Εντάξει ο Γιάννης Μενανή Άλλο το αμέσω πρόξη το θέμα του βαρουφάκι να πούμε. Εντάξει. Έχει κάποιο δίκαιο για αυτό. Στα οικολογικά έχει κάποιο δίκαιο με τα πετρέλαια. θα μα το σπρώξει εκεί. Ε. Εγώ τα είχα πει πολλέ φορέ. Έχει ψυχολογικά. Ευχόμουν πάντα να μην έχουμε σταγόνα στα δικά μα νερά από πετρέλαιο. Θα μα κάνει μεγάλη ζημιά το πετρέλαιο. Λε. 100%. Τώρα φύγαμε, αλλά επειδή Όχι είναι επίκαιρο το θέμα, κοίταξε. Ναι. 100%. Το πρώτο είναι διότι και όλο να το παίρναμε εμεί. Να μην σου πω την λαϊκή φράση τι θα παίρναμε, οι ναι. εταιρείε θα τα παίρνανε όλα αυτά. Ναι. Ελάχιστο θα παίρναμε εμεί. Μέσα αυτό δεν... που λέει ο τράγκα, from δεν... the, three, the longer. Ναι, δεν ξέρω τι λέει ο τράγκα. Το, το Γιώργο τον ξέρω, σημειωτεί ο τράγκα. From the, three, the longer, λέει Α... πάντα. Από φοιτητή ήμουνα ναι. και τον ξέρω από τότε που έκανε το αστυνομικό ρεπορτάζ, ε, ρεπορτάζ ναι. στη βραδινή. Μπράβο. Ο Γιώργο τέλο πάντων. Άλλη περίπτωση. Ο Γιώργο είναι άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή ναι. Ναι. Λοιπόν, ε, δεν. Ε, κοίταξε, α πούμε ότι βγάζαμε το πετρέλαιο και η Νιγηρία έχει πετρέλαιο και η Ρουμανία έχει πετρέλαιο και η Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο ναι. και πολλέ από αυτέ τι χώρε είναι κατεστραμμένε. Ναι. Η θάλασσα μα, ξέρει, θα γίνει πετρελαιοθάλασσα. Θα γίνει. Και Λέει. το δίνουμε τώρα και δεν μιλάω για τα, τα πούμε και με τι Τουρκίε και όλα αυτά. Δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω ακόμη και για το Ιόνιο, μιλάω για την νότιο Πελοπόνισο κτλ. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τι θάλασσέ μα. Ήμασταν στη μάνη. Όλο το καλοκαίρι, ξέρεις, εντάξει, ρηπαίνουνε, περνάνε τα πλοία βέρτα κουβέρτα και ρηπαίνουνε. Δηλαδή όλες αυτές οι κουταμάρες του Μητσοτάκη για την αντικαπνιστική εκστρατεία. Αυτό είναι το πρόβλημα ναι, μας πατερ, τώρα. Δηλαδή ο πατερναλισμός της δεξιάς είναι ένα είδος ας πούμε χαζό, έτσι. Ναι, ναι. Ε, εξαντλείται στον αντικαπνιστικό Είχα. νόμο. Πέραν του ότι ας πούμε, τα καυσαέρια, τα παλιά αυτοκίνητα που τα βλέπει και σου έρχονται όλα μέσα στη μάπα, τα λάδια που κρύβουν πίσω από ό, ένα θέλεις, άλλο κρύβουν. Το ότι θέλει, α πούμε, αυτή η δεξιά που θα μα προστατεύσει και, εν πάση περιπτώσει, άμα θέλει κάποιο να αυτοκτονήσει, α κάνει 100 τσιγάρα τη μέρα. Δηλαδή, θα τον πιάσει εσύ να μην αυτοκτονήσει. Ναι. Δεν κατάλαβα. Αλλά θέλω ε, να ενδιαφέρονται πω, τόσο πολύ για την υγεία μα. Ναι, θέλω να πω Λέχο. για αυτήν τη λεγόμενη οικολογική εκστρατεία. Ναι. Ε, οι θάλασσες μας καταβρώμικες από τη, τα, τους ρίπους, των πλοίων οι πίσες και τα ό,τι ρίχνουν τα σαντινόνερα και τα, λοιπά ε, και τα, λοιπά. τα σαν δεν υπάρχει. Α, δη, δηλαδή δεν υπάρχει άμα θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον που εκεί είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας οι γαλάζιες, θάλασσες και παραλίες και για τον τουρισμό αλλά και για μας ρε, για, για δεν γενικότητα. υπάρχουν λοιπόν ε, ελικόπτερα να εποπτεύουν τα πλοία και το έλεγχο. Σε ένα πληροφορώ επειδή γνωρίζω από την αυτιλία Χρήστο, πάνω ναι. στο σημείο που λες ε, σωστά, εσύ είσαι τη ναυτιλία ναι. Βλέπουν στο δορυφόρο, στο καταλαμό επιχειρήσεων. Περίμετα, α πω ένα ναι. περιστατικό τώρα πάνω στο σημείο. Από την ώρα που 24 ώρε πριν που δηλώνει κατάπλητο βαπόρι τι κάνει. Μία φορά να σε προσεπήρωσε αυτό που είπε. Είναι ένα βαπόριστη ράδα του Πυρεά, 5.000 στον ένα μικρό. Και έχει μία πετρελοκυλίδα. Και λέει, ο κάλεσαν τον καπετάνιο έξω, λέει: Έχετε ρηπάσει. Δεν τη ρήπαμε πάνω. Είμαστε στη ράδα, ακίνητη. Αυτή μπορεί να έρθει με την κίνηση των υδάτων. Ναι. Και έρχεται φωτογραφία που δεν τη δείχνουν. Φωνάξαν τον πράκτορα εμένα, αλλά και μου λέει: Ωραία, κοιτά από το ελικόπτερο. Έβγαινε τόση από πίσω από τις εντίνες και άπλωσε και λέει από εσάς βγήκε. Άρα έχω δίκιο ότι μπορεί Απολύτως, να ελεγχθεί άμα θέλουν. Ό,τι θέλουν. Απλώς δεν θέλουν. Ναι. Επειδή είναι ξέρεις. Ή κατ' επιλογή. Δημιουργούν άλλα. Κατ' θα το πούμε και αυτό έτσι. Ναι. Θα τα πούμε και αυτά. Θα πούμε και για το έχω να πω διάφορα. Αλλά το άλλο επειδή μείναμε στο οικολογικό θέμα. Ναι. Η άλλη υποκρισία, ας πούμε, δεν ακούς ο που κάνει εμείς όλοι μαζί μπορούμε και το ένα και το άλλο. Mm. Αυτές οι εφημερίδεις, οι καθημερινοί είναι στο συγκρότημα αυτό, έτσι δεν είναι. Σωστά. Όπως... Οπός... Η αντίστοιχη, δεν το λέω για την καθημερινή, γιατί την εκτιμούσα κάποτε σαν εφημερίδα, δηλαδή τη δεκαετία του, του 40 και του 50, την, και του 60, ακόμη την εκτιμούσα. Ε, μετά πήρε τον κατήφορο. Τώρα γράφει αυτή η εφημερίδα να πούμε. Mm. Γράφει ό,τι θέλει, ό,τι έρθει στον καθένα. Τέλο πάντων. Αλλά ακόμα τέλο πάντων είναι μια εφημερίδα στην οποία μπορεί να διαχωρίσεις την είδηση από, το, από την επιστημονική από την κριτική, ναι, ναι, ναι. από το σχόλιο κτλ. Μπορεί, άμα θέλει να την πάρει και να δει ναι, για ένα που ξέρει να μην ναι και να, και να μην διαβάζει τον άλλον που έχει ένα άρθρο ας πούμε, ναι. με κάποια οπτική γωνία ναι. ναι. Αλλά η μεγάλη εφημερίδα αυτή όπως και το βήμα, όπως και άλλες αλλά επειδή σηκώνει το λέω αυτό, επειδή σηκώνει αυτήν τον αγώνα ας πούμε, της, τον οικολογικό Κάθε Κυριακή δεν έχουνε αυτά τα, τα φύλλα, τα ηλουστρέ, τα μεγάλα, τα περιοδικά τα οποία ο κανείς τα πετάει κατευθείαν στα σκουπίδια και δεν αλλοιώνονται όπως το χαρτί του το απλό. Που θέλουνε να πούμε να χιλιάδες δέντρα ας πούμε, να κόβεις για να βγει αυτό το χαρτί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τι πρόκληση Συν είναι αυτή. Ναι, σύν μπογιές, Τα μελάνια σύνομαι, και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, τι τι είναι όλη αυτή η υποκρισία της οικολογία που έμένα με ενοχλεί και η λέξη οικολογία, Α, γιατί είναι, είναι ξέρει φερτη Ευρωπαϊκή από αυτού οι οποίοι είχαν, έχουν τους κήμπου και τους κουρεύουν ναι, ναι. στην Ελλάδα. Εμείς τα ζούμε αυτά. Επειδή είμαστε όλοι, όλοι έχουμε καταγωγή από, από, κάπου. από το χώμα. Από τη θάλασσα ναι. και ζούμε. Έχουμε ζήσει το δέντρο σαν δέντρο, έτσι, σαν ουσία ναι. και σαν υπόσταση. Δεν έχουμε ζήσει του κήπου και τα κουρεμένα και τα γκαζόν των νεοπλουτών. Η οικολογία αυτό χτυπάει, κατάλαβε στου φιλελέδε. Είναι και η φασιστική και η κομμουνιστική, βέβαια, η οικολογία. Όσοι αποτύχανε, ναι, είναι ανάλογα ναι, τι ανάλογα, ναι, Όταν έπεσε ο κομμουνισμός και κατέρευσε, ναι. πολλοί από που. να πανασκεπαστούν οι πήγαν στο σεντόν ναι, τη οικολογία. Ναι, του ξέρω και προσωπικά. Είπαμε μερικά από αυτά, αλλά εν έτσι για το κοινοβούλιο και για τον, τον και αυτά mm. Απλώς το θυμήθηκα συνεργικά γιατί κάτι άκουσα Μου είπε κάποιος, άκουσες και εσύ Ότι, ότι σχεδιάζεται αυτό να γίνει λέει, κέντρο αυτό το κτίριο σπότ ε, Όχι σπότ ah. Κάτι με σαν ξενοδοχείο θα γίνει λέει Με 12 ευρώ άκουσα Airbnb, δίνει, ε, Airbnb. Όχι για τους... Μετα... Για τους Μετανάσκη, πώς λένε. Τους βάλουν τους, εκεί. Ο, ναι, ναι, τους τουρίστες αυτούς που έρχονται από... από τα μικρασιατικά παράλια. Άλλοι του λένε επενδυτέ. Άλλοι του ναι. λένε παράτυπους. Άλλοι τους λένε λαθρομετανάστες. Άλλοι, άλλοι, άλλοι λένε ναι. μετανάστες στι ειδήσει τώρα. Έχο, έρχονται λέει μετανάστες και πρόσφυγες. Τώρα αυτό τι είναι τώρα. Κοίταξε, θέλω πολύ ξύλο. Ε, θα τα πούμε σήμερα έτσι, όλα. Θέλουμε πολύ ξύλο. Δουλευόμαστε ε, μεταξύ μας. Καταρχάς, κοίταξε να δεις. Είναι η Νέα Δημοκρατία εξελέγει όπως εξελέγει με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. έτσι mm -hmm. και, και βλέπεις τον αριστερισμό και την ορολογία της αριστεράς mm -hmm. Παρά το ότι εξελέγει με άλλη φρασιολογία, ο Μητσοτάκη ακούω και στα βίντεο που τα παίζει τώρα ο, το αλέρτα, αυτό ο σταθμό του Βελόπουλου. Τα παίζει ναι, και ναι, έλεγε ναι, ναι, ναι. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ναι, ναι, ναι. λαθρομετανάστε. Ναι. Έτσι βγήκε ο Μητσοτάκη, τον ψηφίσαμε, διότι έλεγε ότι δεν θα του φέρουμε από τα νησιά, θα του διώξουμε από τα νησιά. Και ζητούσε και όλα αυτοδυναμία για να μπορεί να μην ναι, είναι ναι, ελεγχόμενο. Μπράβο, όλα αυτά έρχεται τώρα και πέφτει θύμα επί ουσία τη πλαστική. Πίεση τη αριστερή φρασιολογία. Αυτό το κάνουν, θυμάμαι, από τα πανεπιστήμια. Εγώ το αρνιόμουν αυτό. Ναι. Ερχόταν, δηλαδή, θυμάμαι που ένα πρόεδρο στο τμήμα φυσική, μιλάμε για δεκαετία του 80 τώρα στην Πάτρα, ναι. και ερχόταν οι άλλοι και οι φοιτητέ τότε που είχαν εκπροσώπου και έλεγαν οι, οι κοινωνικέ τάξει. Λέω: Δεν ξέρω εγώ αυτή τη λέξη, δεν ξέρω την κοινωνική τάξη, αυτό είναι μαρξιστική ορολογία. Ναι. Εγώ ξέρω κοινωνική διαστρωμάτωση, δεν τη χρησιμοποιώ, δεν καταλαβαίνω τι μου λε ναι. ναι. γιατί ήθελε με το ζόρι έχουν επικρατήσει. Η γλώσσα τους, αυτή είναι μια γλώσσα πολιτική συγκεκριμένης οπτικής γωνίας. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκη και λέει να μην τους λέμε λαθρομετανάστες, να τους λέμε παράτυπους μετανάστες. Τι θα πει παράτυπο. Ή αριστερά από την άλλη μεριά. Πιάσε να δεις την υποκρισία της έτσι, γιατί μιλάμε για, για φοβρά υποκριτικό έτσι, πολιτικό συνονθήλευμα. Όσοι είναι πολλά τα λεπτά ε, άρη Όταν ήθελε δεν ξέρω, όταν ήθελε να χτυπήσει κάποιους που πρόσκειται στη δεξιά π.χ. Μαρινάκης έτσι ρίχνανε αυτό το πράγμα που δεν ξέρω αν είναι λάσπη ή όχι και άλλους και λέγανε για, για, για λαθρεμπόριο καυσίμων ναι. για λαθρεμπόριο ναρκωτικών έντον, για λαθρεμπόριο ναι. ε, εν πάση περιπτώσει αν είναι έτσι παιδιά και για λαθρεμπόρους δεν σου λέμε λαθρεμπόρου, να λέμε παράτυπου εμπόρου και παράτυπο εμπόριο. Παράδειγμα. Είδε το χαμηλώνει αμέσω η συναισθηματική φόρταση, άμα πει, πα τι κάνει ο άνθρωπο παράτυπο εμπόριο, Κάνε. Ναι, δεν έκοψε Έ... πέντε τιμολόγια. Θα πάει στον Ισάγγελε, θα πληρώσει 200 ευρώ και είναι παρατυπία. Έτσι λοιπόν, παράτυπο μετανάστη. Δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή αυτοί. Ενώ η αριστερά το χρησιμοποιεί όποτε θέλει τον όρο. Ναι. Δεν λέει δεν υπάρχει λαθρέω. Τώρα το λένε γιατί δεν υπάρχει λαθρέω άνθρωπο, λέει. Βγαίνουν και λένε. Λαθρεία τσιγάρα υπάρχουν. Αλλά λαθρέμπορος υπάρχει για αυτούς όποιον θέλουν να στιγματίσουν ω λαθρέμπορο. Εντάξει, λοιπόν, αυτά δεν τα πιάνουν, ας πούμε, να ναι. του αντιπαρατεθούν στο ναι. ίδιο. Ναι, ναι. Το αντίστοιχο είναι και με την Οβάρτη. Με την Οβάρτη, βγαίνουν τώρα οι αριστεροί και μπορεί να έχουν δίκαιο, έτσι, Γιώργο. Ναι. Διότι κάποιο οφείλει να μας πει πώς έγινε αυτή η ανατίμηση των φαρμάκων και Πώς, δηλαδή έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό το, το ερώτημα. Ο, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή. Πώς και γιατί, δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Αλλά βγαίνουν οι αριστεροί τώρα και λένε, τι συνωμοσία, δηλαδή λένε ε. ότι επειδή δεν βρέθηκαν στοιχεία, βγαίνουν ναι. στις με θράσος και ναι. το λένε, ναι. γιατί πάνε αυτοί και θορυβούν ότι επειδή δεν βρέθηκαν στοιχεία, δεν σημαίνει ότι δεν πήραν και λεφτά. Ε, βέβαια. Ναι, ωραίο αυτό. Εντάξει, ακούγεται και μπορείς να το πεις και αυτό. Ή έκλεισε λέει, ο φάκελο ναι, πέρασε πέντε Μπορείς να το πεις και αυτό, ας πούμε, έτσι, ναι. γενικά. Ναι. Από την άλλη μεριά, το να βγάζεις, δεν τους απαντάει κανείς να τους πεις, το να περνάς νόμους και να βγάζει εγκληματίες στο δρόμο, το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι χρηματιστήκατε, δεν σημαίνει ότι δεν χρηματιστήκατε. Δηλαδή δεν τους ρίχνει κανείς και το αντίβαρο αυτό, γιατί ρε παιδιά κάνατε νόμους και βγάζετε τους εγκληματίες έξω και κάνετε όλα τα εγκλήματα πλημελήματα, μήπως χρηματιστήκατε και αν αρχίζουν και φωνάζουν και διαμαρτύρονται, ε, άμα διαμαρτύρεστε και διαρριγνύετε τα ημάτιά σας, γιατί τον άλλον το, το σπηλώνετε Α, και λέτε δικό. αφού δεν έχουμε αποδείξεις να, να πλανάτε ότι και ναι, ο Ακριβώ, διότι αυτό μένει, μην μη γελιόμαστε. Γιατί ο Σαμαράς έχει διαρρήξει τα ημάτια του. Το πιο θέλει, σοβαρό. Θέλει να πάει να πει, έχει ναι. τρελαθεί ο άλλο και σου λέει: Για ναι, Θα μου όλοι μείνει εμένα σου... η λάσπη σου. Θα σε πάω να το βρούμε μέχρι τέλο να δούμε τι έγινε. Πώ, γιατί είπε το όνομά μου. Δεν μου λε το άλλο που ισχύει από την αρχαιότητα. Ε, κάνανε πλημέλημα, λέει, την κατάχρηση δημοσίου χρήματο. Δηλαδή ο... σου λέει: Κλέψε και εντάξει, μωρά, τι είναι αυτό τώρα. Εντάξει, είναι μέσα στην κουλτούρα τώρα, την, την θολοκουρτούρα τη αριστερά αυτά. Δεν είναι η αριστερά, δεν τα κάνει αυτά. Αυτό, Αυτή δηλαδή. τον κάνει τον νόμο και λίγο ναι, πριν τι εκλογέ. Τα δημόσια ουρητήρια, έτσι το θεωρούν, α πούμε, ότι είναι κρατικό. Πώ είναι δηλαδή η διαφορά μεταξύ. Το μισθό σας, τον παίρνω, το Το δημόσιο ουρητήριο από την τουαλέτα του σπιτιού σου δεν έχει διαφορά. Έχει. Έχει, αυτό είναι το δημόσιο. Το δημόσιο χρήμα, το δημόσιο ουρητήριο. Ναι, μπορούν, το δημόσιο, βιδά, αλλά, και, αλλά το δεκάρικο το παίρνουν. Ναι, το παίρνουν για το σπίτι του, δεν το παίρνουν για. Α, ε, για να φτιάξουν την κουαλέτα του σπιτιού τους, η οποία είναι καθαρή και αναβαθμισμένη. Έξι μήνες λέει εξαγοράσιμο. Ε, αυτά και άλλα ε, πολλά. Λοιπόν. λοιπόν, κάτσε πάρε μια ανάσα. Ναι, ε, ανάσα. Θα πούμε διάφορα εδώ, θα πήγαινουμε να τον να Η συζήτηση είναι ελεύθερη όπως καθόμαστε στα σπίτια μας συζητάμε από τη φίλη. Με όλου εδώ και με τον Χρήστο στην προκειμένη περίπτωση θα βάλω το κομμάτι που μου εζητήθη ε, από τον φίλο προηγουμένως προς τη τη. Καλητέχνηδος αυτοίς που έφυγε σαν σήμερα και επανερχόμαστα. And, and myself. Και βέβαια η Μονσεράτ Καμπαγιέ παρουσιάζει στην πρώτη σύνθεση την κόρη της την Εμόσχερα Μάρτιο που έκανε τον Ιούνιο του 1994 το debut της το Holborn Court Palace Festival σε ένα κονσέρτο με την φιλομονία Ορκέστρα. Το κομμάτι αυτό, συνοδεία του Βαγγέλη, βέβαια, από live εκτέλεση του Πανθαϊκό Στάδιο, αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε, άγνωστοι επισκέπτε. Σήμερα έχουμε το Χριστόγουδι εδώ, το φίλο μου, και θα κάνουμε μια ελεύθερη ζήτηση κυρίω κοινωνικοπολιτική. Γιατί έχει πολιτική άψη, έχει ασχοληθεί με τα πολιτικά και θα απαντάει και σε ό,τι ερωτήσει βλέπω εδώ και θα του τι μεταφέρω. Λοιπόν, μου είχε πει όταν μιλήσαμε. Και όχι επί το πεσία, αλλά είναι πλέον δεν μπορούμε να αυτοπαραμηθιάζομαστε. Μιλάμε εκεί. Λαθρέοι, όχι λαθρέοι. Το συμβούλιο λέει ότι είναι λαθρομετανάστε τη επικρατείας. Λοιπόν, ασχέτω πώ με τα τυπικά τώρα και το, το, τα λογοπαίγνια, πώ το βλέπει το έργο, Γιατί το έργο έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνο. Πόσο... Και ειρηνικά ναι. γίνεται αλλίωση πληθυσμού. Πώς το βλέπω, είμαστε σε μία κρίσιμη στιγμή και πολλά θα εξαρτηθούν μετά από την εξαπάτηση που υπέστησε ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ψήφισαν ό,τι ψήφισαν διότι νόμιζαν ότι αυτά τα οποία έλεγαν προεκλογικά θα τα κάνουν. Ε, τώρα έτσι όπως έγινε το πράγμα, δηλαδή ό,τι δεν τόλμησε να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ το κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Ναι. Αρχίζει και διασπή όλους αυτούς τους συνοστιζόμενους στις μικρασιατικές ακτές. Οι ε... οποίοι ελιάζονται το κάτω παρελθόν. Ναι. Να, ξε... Ξέρεις κάτι. Ξέρεις τι φοβάμαι. Μήπως πούμε ΣΥΡΙΖΑ και πάλι ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό. Γιατί... Διότι εγώ έχω παρακολουθήσει τις... Που παρακολουθούσα κατά και ήμουν φοβερά εξορκισμέ... εξοργισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αλλά παρακολουθούσα μερικούς που... Δεν θα το πούν ποτέ ε, δημόσια οι ΣΥΡΙΖΕΗ, ναι. αλλά είναι υποκριτικοί οι αριστεροί, είναι υποκριτές. Δηλαδή και στην πολιτική γενικώ άλλα λέγονται και άλλα γίνονται, το βλέπουμε άλλωστε αλλά τώρα και με την... Αλλά πρέπει να γίνεται και που έχει λεχθεί όμω. Ναι, την... ναι, όχι, το, το λέγανε στους νεοδημοκράτες σε συζητήσεις, σε πάνελ τηλεοπτικά, έφταναν στο σημείο, εγώ το καταλάβαινα, και τους έλεγαν τι μας λέτε για τιμόρια και τα λοιπά τι μας λέτε, γιατί μας το λέτε τώρα αυτό, δεν καταλαβαίνετε, τους αφήνουμε εκεί για να αποθούμε όλους τους άλλους που έρχονται, δηλαδή τόσο, ναι, ναι. είστε ας πούμε, ναι. ναι, δηλαδή το έκανε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί ναι, πάνε αλλά... και λένε οι ανθρώπινες συνθήκες θα τους φέρουμε εδώ, να έρχονται ναι. οι άνθρωποι, θα τους νικιάσουμε ναι. ξενοδοχεία, ναι. θα τους στείλουμε παντού σε όλη την Ελλάδα. Αναβήκαν τα ενίκια, το ξέρει ναι. από αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι στην κρίσιμη αυτή φάση πολλά θα εξαρτηθούν εάν από, τον, από τον θυγόμενο πλέον ελληνικό λαό. Διότι θα διασπαρούν σε διάφορα σημεία της χώρας. Της χώρας. Θα αντιδράσει ο κόσμος. Εάν αντιδράσει ο κόσμος... Θα το α, θα αναλογιστεί σώμα. το πολιτικό κόστος. Εάν δεν αντιδράσει ο κόσμος σημαίνει ότι είμαστε όριμοι να γίνουμε ινδογρεκία. Σημαίνει ότι η φθορά την οποία έχουμε υποστεί και στις ρίζες μας και στην αντίληψή μας για αυτά τα θέματα είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αποδεχόμεθα την παρακατιανότητά μας. Διότι όλα όσα γίνονται σήμερα στην Ελλάδα χαρτογραφούν μια παρακατιανή χώρα σε σχέση με την Τουρκία σε σχέση με ό,τι γίνονται έτσι σε σχέση εδώ γίνανε σοβαροί σκοπιανοί και είχαν κλείσει σε, τα σύνορα σχέδι... εντάξει ναι και εμεί και έχουμε ανοίξει, ανοίξει και ,τι όταν λες διότι είπαν αυτοί οι κουπουτσάκι και οι διάφοροι στην αρχή, τώρα δεν ξέρω, ίσω τα μαζεύουν λίγο, αλλά είπαν: Ξέρετε, τα, τα σύνορα, τα θαλάσσια. δεν μπορούμε να τα φυλάξουμε, είπαν. Γιατί δηλαδή, πριν πώ τα φυλάγαμε. Σε σχέση, σε σχέση και με το παλιό που έλεγε ο, ΣΥ, ο ΣΥΡΙΖΑ, που, ότι αυτά είναι θάλασσα. Ανήκουν σύνορα. στα ψάρια, έλεγαν ναι, ναι, ναι, ναι. οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τώρα βγήκαν αυτοί και λέγανε: Ξέρετε, είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να τα φυλάξουμε. Άκου να δει, εάν δεν μπορεί να φυλάξει τα θαλάσσια σύνορα, δεν δικαιούσε να έχει θαλάσσια σύνορα και πολύ ορθώ η Τουρκία θα αμφισβητεί. Ναι. Δεν μπορεί να λες ότι δεν μπορώ να φυλάξω, δεν έχω θαλάσσια σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα δεν φυλάσσονται. Μπράβο στην Τουρκία και καλά κάνει. Δεν έχει το Αιγαίο λοιπόν. Τι φωνάζεις ναι. Θα το ελέγξει εκείνο που τα φυλάει. Παλιά γιατί. Λοιπόν, γίνεται μια στη χώρα. Κοίταξε να δεις, γίνεται μια εισβολή στη χώρα. Δεν σου αρέσει, λέει, να καταργηθούν αυτά. Εν τω μεταξύ έχω παρατηρήσει, παρακολουθώντας τα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ, ναι. ότι όλοι αυτοί και αυτές οι υποστηρικτέ της νέας δημοκρατίας στον προεκλογικό αγώνα και γενικά ναι. και με την ορολογία του λεπωθρομετανάστη και το έτσι και ναι, αυτό ναι, και πώ ναι. θα καθαρίσει η χώρα ναι. έχουν αλλάξει τώρα ε, φρασιολογία και κιθάρες και τραγούδια. Και λένε τι πράγματα είναι αυτά τώρα να λέμε λαθρομετανάστες και τι νόημα έχουν οι λέξεις και θα δούμε πως έτσι και αλλιώς. Όλα αυτά όλος περιέργος αλλάξανε, Διαμο... προσπαθούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Μπορεί να τη διαμορφώσουν, ξέρω εγώ, αλλά το πρόβλημα άμα διασπαρεί θα το νιώσεις δίπλα σου. Δηλαδή πώς... όταν είναι μακριά σου... Δεν το ακούς δεν καλά. Δίπλα, δηλαδή είναι και κυρίως αυτοί όλοι και οι δημοσιογράφοι αυτοί που είναι και λοιπά, δεν είναι η φτωχολογιά της Ελλάδος. Η φτωχολογιά της Ελλάδος έχει πέσει αυτό το πρόβλημα. Πολλαπλά. Και δεν και μπορεί και να αντιδράσει. Και η φτωχολογιά της Ελλάδος νιώθει Περισσότερο το ελληνικό στοιχείο μέσα τη. Εννοείται. Το νιώθει αυτό. Και πέφτει ας πούμε, και στον επαγγελματισμό και στο λαό, δηλαδή, σαν φτηνή εργασία και μαύρη εργασία, η οποία έρχεται και απειλείται, και σαν αλλίωση εθνική και σαν εγκληματικότητα αυξανόμενη που χτυπάει τον πολίτη. Δηλαδή, όλα τα χτυπάει. Αλλά αυτά τα πράγματα συνήθω τα προσλαμβάνει πρώτα ο αδύναμο πληθυσμό. Τώρα που θα διαχειριστεί το θέμα, για να δούμε, θα αντέξει η ελληνική επαρχία αυτό το πράγμα. Ποιο κερδίζει από αυτήν την ιστορία, Όχι οικονομικά. Δηλαδή, ποιο είναι το συμφέρον τώρα να γίνεται αυτή η όλη η ιστορία, Κοίταξε, ενώ όλοι, άκου, όλοι οι λαοί αντιδρούν. Υπάρχει μια δυστυχώ άσχημη πραγματικότητα για την Ελλάδα, και αυτό που λέμε Ελλάδα. Γι' αυτό σου είπα: Το 30-35% αν είναι αυτοί οι οποίοι είναι ελληνοκεντρικοί και έχουν αίσθηση του τι σημαίνει ελληνικότητα και τι σημαίνει ρίζε και τι κουβαλάνε στην πλάτη τους, είναι, Θα είναι αν υπάρχει αυτό ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι διότι. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το, το αίσθημα σήμερα, έχει, έχει, α, αλλοιωθεί. έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ, ναι, για πολλούς λόγους. Ναι. Ή, δηλαδή, από πού να το πιάσουμε, είναι θέμα... Μα η Μπούκα έγινε, έγινε αφού είχε πέσει αυτό το επίπεδο που και έτσι δεν υπάρχει αντίδραση. Ναι, ε, είναι πάρα πολλά, πούμε, η κατάσταση της χώρας, η άθλια είναι... Ενώ άθλια πνευματικά, καταρχάς, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει από απόψεις σιωπηρία, μια σιωπηρία διαφορία. Μια σιωπηρία διαφορία για αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι σαν να αποδέχεσαι, δηλαδή, ότι... Τη παιδί σου. μου, Ναι, τι μοίρα σου. Εντάξει, είμαστε κι εμείς αυτοί που είμαστε, ας έρθουν κι αυτοί. Τα ίδια πράγματα είμαστε. Το αποδέχεσαι κατά κάποιο τρόπο. Ε, από εκεί που το αποδέχεσαι, γιατί και η πολιτική. Κοίταξε να εγώ έχω παρακολουθήσει την πολιτική σκηνή από πολύ μικρός... και έχω ζήσει βέβαια και σε όριμη ηλικία... Την, την έλευση του, του Ανδρέα Παπανδρέου ας πούμε, στην κυβέρνηση. Ναι. Όταν το 81 έγινα καθηγητή και ήρθα από τη Χάιδελβέργη, ναι. σε μερικέ μέρε ήρθα τέλο Σεπτεμβρίου. Οκτώβριο. Νομίζω ο πάλι μπορεί να ήταν και 6 Οκτωβρίου οι εκλογέ. Δεν ναι, θυμάμαι αν ήταν. Ναι. Μπορεί να ήταν και 6 Οκτωβρίου ναι, οι εκλογέ που βγήκε ο Παπανδρέου. Σε μερικέ μέρε. ή 18. Ναι, μέρες... ε? 18. Ίσως. Σε μερικές μέρες βγήκε ο, ο Παπανδρέου. Και μάλιστα το θυμάμαι τότε γιατί έλεγα στου φοιτητέ μου ότι τότε. Υπήρξε μια πολύ έντονη έκλαμψη ηλίου και είχαμε βομβαρδιστεί ναι. όλη η γη με σωματιδιακά, α πούμε, σωματιδιακή ακτινοβολία. Ναι. Το έλεγα ακριβώ την ημερομηνία εκείνη των εκλογών. Μπορεί να ήταν 18. Είχαμε δηλαδή για μια βδομάδα που δεχόμαστε κουβάδε από έντονο ηλιακό άνεμο, ε, άνεμο. Ναι. επάνω. Όμω είχε γίνει μια τεράστια έκρηξη στον ήλιο. Ναι. Ε, Απλώ έτυχε εμεί να έχουμε εκλογέ και φαίνεται. Λέμε, <σχελίως> επηρέασε επηρέασε αυτό ο κουβά ο κοσμικό, ηλιακή ε, ακτινοβολία. Αυτό το φορτίο. Και βγήκε το Πασόκ. Θυμάμαι ότι έλεγα του φοιτητές για να βλέπετε τον ήλιο πράσινο, γιατί ήτανε το σύμβολο, τώρα νομίζω τα έχουν ξεχάσει αυτά. Δεν τα πρέπει... υπάρχουν αυτά τους. Πράσινο τον βλέπατε τον ήλιο στην έκρηξη του ηφαιστείου του Κρακατόα. Τότε που βγήκε, Α, 18 ας πούμε... μου λένε ήτανε. Α, 18, 18. ήτανε, ωραία. Λέα. Πολύ κοντά είμαστε, 3, ναι, 6, 18 ναι. είναι Συν�διο τα 3 βδομάδες. και τα ναι. Λοιπόν, ε, τους έλεγα, θυμάμαι για τον πράσινο ήλιο, ότι για να δείτε τον ήλιο πράσινο, Πρέπει να γίνει μια φοβερή ηφαιστειακή έκρηξη, να γίνει κάτι καταστροφικό στον πλανήτη. Γιατί τον βλέπαν τότε πράσινο, γιατί βγάζει θείο, αλλά αλλοιώνεται η σύνθεση τη ατμόσφαιρας γιατί τα χρώματα που βλέπουμε είναι συνυφασμένα με το μέγεθο των σωματιδίων τη ατμόσφαιρας. Στη φυσιολογική λοιπόν, κατάσταση βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Άμα έγινε το Κρακατόα και η μεγάλη έκρηξη το 1880, και όποτε γίνονται τέτοιου είδου ηφαιστειακέ ε, εκρήξει ναι. και πετιούνται πολλά σωματίδια θείου, τότε στην περιοχή εκείνη και στο Κρακατόα και σε όλη τη Βραζιλία φερήπη, το βλέπαν πράσινο. Ναι. Λέω ότι Είναι και κάνει. το χρώμα τη ελπίδα. Ναι, ε, Ή θα πρέπει να ζείτε, α πούμε, στον Τιτάνα που έχει μεθάνιο και να το κοιτάτε <χε> μέσα από το μεθάνιο, ή τέλο πάντων να φοράτε πράσινα γυαλιά, για να βλέπετε το ίδιο <χε> <ήλιο> πράσινο. <χε> τέλο πάντων, αυτά ήταν τότε. Αλλά τι θέλω να πω. Εγώ έχω παρακολουθήσει τον Παπανδρέου και είχα διαβάσει τα βιβλία του, πολλά βιβλία τα οποία ήταν για το γενικότερο κοινό, έτσι. Ναι. Ε, Πολύ καλογραμμένα, ε, ήταν φοβραμορφωμένος αυτός, ήταν στο Μπέρκλε. Το, το είχε αυτό που λέμε, το ναι, είχε. Ναι. Και μου έδινε έναν άνθρωπο, πριν να καταπιαστεί με την πολιτική εδώ, ο οποίος είχε κάποια ιδεώδη, και παιδεία και κάποια ιδεώδη. Και είδα την αλλαγή του στην Ελλάδα. Και επειδή τον παρακολούθησα και παρακολούθησα την πορεία του, πιστεύω ότι κάποια στιγμή αγανάκτησε και απογοητεύτηκε από τον ελληνικό περιγυρό του. Να. Και είπε εσύ, εδώ είναι τρίτος κόσμος, θα τον κυβερνήσω έτσι όπως θέλει. Ναι. Αφού θέλει να είναι τρίτος κόσμος, ας μείνει τρίτος, τρίτος κόσμος, κοινωνικός μισθός και τα λοιπά. αυτό ήταν εγκληματικό ο Στέιτσμαν, ο, ο ευπατρίδης πολιτικός αγωνίζεται τον τρίτο κόσμο να τον κάνει δυο μισή κόσμο έτσι, ναι. καταβάλεις προσπάθειες όχι να τον συντηρεί τον αφήνεις, τρίτο. ναι δεν τον αφήνει να, να ζήσει εσύ καλά και εγώ καλύτερα. Γιατί ναι. αυτό έκανε ο Παπανθρέου. Ναι. Έδινε τα μπουκαλάκια με το μέλι μικρά από εδώ και από εκεί. Πυράκια. Γιατί παίρνανε μεγάλα μπουκάλια με μέλι, όπω απεδείχθη με τα εμβληματικά έτσι, ναι, ονόματα ναι. τα οποία είπαμε. Γιατί ο Χατζόπουλο δεν ήταν ένα τυχαίο όνομα. Ήταν η σπονδυλική στέλνη του, του Πασόκ. Έτσι. Και παραλίγο πρωθυπουργό. Ναι, ήταν οι πυλώνε του Πασόκ. Και θυμάμαι μάλιστα και σε μια εκπομπή που με είχε καλέσει ο Τριανταφιλόπουλο τότε. Όταν αρχίζανε και τον βρίζανε ενεργό, ότι πρέπει να έχει κάνει κλοπέ και δεν ξέρω τι, και σκότηγα και είπα: Τρία το φιλοπλού, πώ έτσι, έχει αποδείξει αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν ένα υπουργό, δεν ξέρω τι ήταν άμυνα, ναι. να λε ότι χρηματίζεται. Α, μου λέει τι, χρηματίζεται γιατί, μου λέει: Είναι λίγα να πάρει, μου νομίζει ότι παίρνει λίγα, για πολλά λεφτά μιλάμε. Και τι τον πέρασε, λέω: Γύφτα τον άνθρωπο. Σκέψε. Και, τελ, και τελικά. Απαιδείχθη μετά από και... χρόνια ότι εκείνοι είχαν δικαίωμα και εγώ ήμουν αφελή. Και εγώ ήμουν αφελή. καταλάβες τέλος πάντων, ναι. Είδα λοιπόν τον Παπανδρέου να μας μεταχειρίζεται σαν τρίτη χώρα, σαν τρίτο κοσμική χώρα, και, και μας και κράτησε αυτό, εκεί. Ναι, και αυτό το τρίτο κοσμικό πέρασε μέσα. Πέρασα μέσα το να μοιράζει ας πούμε, λεφτά, το έτσι, το αλλιώ, τα δάνεια, τα υπερδάνεια. Η αμόρφωση, το κοινωνικό. Τα κονδύλια ηθολο... τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα mm. κάποτε το είπε και ο Πάγκαλο τώρα τελευταία. Μεσογειακά προγράμματα. Το, το είπε ο Πάγκαλο τελευταία. Το είχα διαβάσει που λέει κάποτε λέει, ήταν υπουργό εξωτερικών κάποια στιγμή ο Πάγκαλο. Και κάπου πήγαινε ή σε κάποια υπόθεση που έπρεπε κάτι να πει στα θέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι του ΝΑΤΟ μάλλον. Mm. Και πήγε στον Παπανδρέο ω πρωθυπουργό και του είπε σε αυτό το θέμα τι θα πούμε, Ε, με ΝΑΤΟ λέει θα πούμε, τι θα πούμε, Εμεί αυτό είμαστε. Επτότε λέει: Τι φωνάζουμε, Πασόκ και νάτο, το ίδιο συνδικάτο. ΕΟΚ ε, ε, και ΝΑΤΟ, ε, ε, Ναι, ΕΟΚ Τελικά Πασόκ και ΝΑΤΟ. Ε, ΕΟΚ και νάτο, το ίδιο συνδικάτο. Γιατί τα λέμε αυτά στο λαό, του λέει. Και μου απήντησε, λέει ο Ανδρέας γιατί του αρέσει, λέει. Του αρέσει να τα ακούει. Είπε στη... ε, δηλαδή, φράση... τελείως, μακιαβελική στιγμή και σωστή σε εισαγωγικά αντιμετώπιση. Με μία λοιπόν, φράση τα περισσότερα. σου λέει, εσεί είσαστε τέτοιοι, είσαστε τέτοιοι, θα σα αφήσω. Εγώ αλλά τον αυτό, ελέω χουντίνι. Ναι, Αυτό όμω ο Κωνσταντίνο Καραμαλή δεν το είχε κάνει. Το έχω ζήσει εγώ τον παλιό Καραμαλή. Ναι. Προσπάθησε, νοικοκύρεψε κτλ. Δεν θέλω να μπω στα νεότερα. Όχι, όχι. Γιατί εντάξει δεν έχει νόημα η κριτική του νεότερου, αλλά αυτή η πασοκοκρατία των 20 ετών. Που πέρασε στην Ελλάδα, ναι, ναι. αυτό διαμόρφωσε καταστάσει οι οποίε ήταν είναι είναι μη αντιστρεπτέ. Και φαίνονται τώρα, α πούμε, Αποτελές στο ΣΥΡΙΖΑ. Το, το είναι πασόκ, έτσι επί Αλλά φοβάμαι μήπω είναι και άλλοι. Δηλαδή έχει. Μολυνθεί ε, ε, όλο το ναι, περιβάλλον. Ναι, έχει όλο, ας πούμε, γενικά, γιατί και σε κάποια φάση και η Νέα Δημοκρατία επί πασόκ πασόκιζε. Ναι. Και ο παλαιό Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίο όντω κατά τη γνώμη μου μεγάλη, ήταν μεγάλη, μεγάλο διαμετρήματο πολιτικό. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, συκοφαντημένος ναι. αποστασίε κτλ. και τα λοιπά, ναι. κουταμάρες. διότι τότε η Ένωση Κέντρου, δεν ήταν κανένα κόμμα συμπαγέ για να σηκωθούν να φύγουν ναι. από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Ηταν ήτανε... σύνθεση προσωπικών κομμάτων, φαύλα προσωπικότητα. Ο καθένα είχε... Προσο... Ναι. είχε το κόμμα του. Σηκώθηκαν και φύγανε ορισμένοι από αυτού. Κόμματα, ναι. συνιστώσει. Ναι. Κόμματα, όχι συνιστώσει. Κόμματα. Κόμμα. Αλλά του ρίξανε τη σπήλωση τη αποστασία και κατά κάποιο τρόπο το. Ακόμα καμιά φορά δεν έλεγε ο. ο Ποιο έλεγε ο Τσίμπλα, αυτό έλεγε ο γιο του Αποστάτη για τον ναι, ναι, ναι, Αυτά μεταξύ τους. Δηλαδή, αλλά εμπάσχευτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν μεγάλου διαμετρήματος πολιτικός, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική. Κατάφερε με την Τουρκία πολλά, κατάφερε και είχαμε ισορροπήσει με τις σχέσεις με τον Ωζαλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά και αυτό για να εκλεγεί είχε πέσει στη συλλογιστική του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θυμάμαι τι διαφημίσει τη Φιλελεύθερης Νέα Δημοκρατία ναι. ότι θα είχαμε όλοι από ένα αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Διαφήμιση ότι ναι. θα παίρναμε ένα αυτοκίνητο. Ε, αυτά όλα τα πληρώνουμε. Ναι. Τα προγράμματα τη ΕΟΚ τα οποία ήρθαν και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί να αναδομηθεί η χώρα και να γίνουν έργα υποδομών. Γίνανε πισίνε. Και... Ε, όχι μόνο πισίνε και αυτά. Ε, λέω με μια λέξη. Νεοπλουτίωση. Και τα χούρευτα ράδικα στην επαρχία με τι Ρωσίδε και τις Ουγγρικέ. Τα Ουρανές σκυλάδικα όλα. όλα αυτά. Τα ε... οποία βγήκε ο Γιάννοπουλο και είπε ότι είναι πολιτιστικά κέντρα. Μπράβο. Αυτό. Ναι. Του έδινε πολιτιστικά κέντρα σε διάφορα σκυλάδικα ναι. να πηγαίνουν. Όταν λέω εγώ ότι τα σκυλάδικα ρίξαν ο... την Ελλάδα εκεί, εκεί, εκεί. εκεί που ναι. τη ρίξανε. Μπορεί, αυτά όλα, αυτή η σύψη και ο τρόπο με τον οποίο μπαίνουν στη σχολή Ευελπίδων και όλα αυτά. και ου, όλη αυτή η εθνική αποδόμηση. Ε, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πεθάναμε έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πυρήνας. Η Ελλάδα το είχε αυτό. Η Ελλάδα έχει περάσει μεγάλε περιόδου δουλεία και ραγιατισμού. Mm. Έχει περάσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και του Ρωμαίου εμεί του κουβαλήσαμε ω συμμάχου εδώ μέσα από τους εμφύλιε σειράξει. Έχει περάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και του Τούρκου εμεί του φέραμε ω συμμάχου. Το Βυζάντιο του χρησιμοποιούσε ω συμμάχου οι Βυζαντινοί αυτοκράτορε του Τούρκου. Έτσι μα ήρθαν εδώ και μα καθίσανε. Περάσαμε από αυτέ τι φάσει. Αλλά περ... περνάμε και στιγμές έκλαμψη. Όταν η μαγιά η ελληνική, το Έλληνες εσμένο, ναι, με ναι, ω ναι, πάτριος ναι. παιδεία και η φωνή μας μας μαρτυρεί, που έλεγε ο, ο πλήθο γεμιστός, Ναι, όταν η μαγιά αυτή καταφέρνει, όπως και το καταφέρνει, δεν με ενδιαφέρει σε τι Αλλά πολιτιακό καθεστώ το κάνει. Δεν ναι, να με, με τι πολιτιακό καθεστώ το κάνει, δεν με ενδιαφέρει. Όταν έχει το πάνω χέρι, πάει καλά η Ελλάδα. Υπάρχουν στιγμές που έγινε επανάσταση μεγάλη, θα την γιορτάσουμε για τα 200 χρόνια, έτσι. Ναι, ναι. Στην πτώση τη της Κωνσταντινούπολης ο μαθητής του γεμιστού, ο Βυσαρίων, ο οποίος τελικά έφυγε στη Δύση, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί του Τούρκου, έλεγε το έθνος Σιμών και μαλακείται. Αυτά. Το, το έθνος ημών βλακείεται και μαλακείεται, το κάνουμε εδώ. Εδώ προχθές βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε στη Βουλή ότι χαίρεται πολύ που γινόμαστε σιγά-σιγά πολιτισμική που. χώρα. Ναι, τι είναι αυτό τώρα. Ή Μαρτων, ποια πολιτισμική χώρα, ποιος είναι ο, ο, ο πολιτισμός, δηλαδή ο άλλος που θα μας έρθει. Ναι και Δεν κατάλαβα. Εναθλώς, ναι. Ποιο, ποιο, ποια είναι η πολυπολιτισμικότητα η οποία. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Το δεν, δε ενδια... Από τον δεν με ενδιαφέρει να έρθει ο Πολωνό, να έρθει ο Ουκρανό, να έρθει ο Άγγλο, να έρθει ο Γερμανό, να έρθει ο Ισπανό και να αγοράσουν σπίτια και να κάτσουν και να ζήσουν εδώ. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Αυτό που λένε τώρα και μάχονται. Και θρησκευτικά των σκηνά, να το βάλουμε και, και αυτό ναι. μέσα. Το θρησκευτικά ξέρει, είναι πολιτικό. Το λέω είναι κουρτιστικό για για να να ότι δεν το λέμε. Δεν ναι. είναι θέμα δηλαδή ναι. ότι σε τι Θεό πιστεύουμε, διότι και οι χριστιανοί όσοι πιστεύουν και οι μουσουλμάνοι στον ίδιο Θεό πιστεύουν. Ναι, το και το οι καλόγριε και οι μπουργκα ναι. το ίδιο πράγμα είναι. έτσι, Δεν είναι επί τη ουσία τη πιστεώς, ναι. είναι επί της, του πολιτικού χειρισμού έτσι. και την ανάδυση την πολιτιστική κάτω από αυτά τα πράγματα. Διότι κάθε θρησκεία έχει δίπλα τη την τέχνη, έχει δίπλα τη τον τρόπο τον, τον οποίο σκέφτεται, έχει δίπλα τη τα παλαιότερα. Εδώ λέμε ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, γιατί ναι. το λέμε. Γιατί έχει, και ούτω έχει προσροφήσει. Ο είναι Ελληνικό και ο καθηγητικό. Έχει προστροφή ο Άδωνη είναι Αντόνη και πάει λέγοντα. Ναι, έχει προφήσει πράγματα από την αρχαία ελληνική θρησκεία. Ε, τώρα θα λέει ο Συμοχαμέ ναι. τη Λοιπόν, τώρα τι, τι να πούμε, και έχουμε λοιπόν μια αντίληψη <laughs> τη παρακατιανότητά μα και όλοι μα περιμένουμε να μα σώσει κάποιο άλλο. Μέχρι και η εξωγήνη πλάτη... έχει γραφτεί ναι, ότι περιμένουμε να, να, να, να μας ωφελεί. Εντάξει, και η εξωγήνη και αυτό παίζει. Ε, να μα να μας ξηίσει στην πλάτη κάποιο άλλο. Τώρα λέει περιμένουμε, άμα δεν είσαι διατεθειμένος να πολεμήσει τον Τουρκό. Κάτσε και περιμένα. Ξεχάσαι το, α πούμε. Πήγαινε να συμβιβαστείς μαζί του. Η ναι. Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Και είναι μια βάρβαρη δύναμη. Ναι. Δεν είναι. Ξέρεις, η ομοφιλοφιλία Λυτικό, και τα ναι, δικαιώματα των ομοφυλοφύλων και, ναι. και όλα αυτά ναι. είναι βαρβάτη. Ε, όταν εσύ καταρρεύσεις και δεν θέλεις να πολεμήσεις, οι μαμάδες δεν θέλουν να πάνε τα παιδιά τους να πολεμήσουν. Ε. Όχι. Έτσι. Όχι, λοιπόν, όχι. όταν δεν έχεις λοιπόν στατιστικά δεν μπορείς να πολεμήσεις, μη το πολύ κουράζει το, το πράγμα, γιατί θα φάμε πολύ πράγμα από τι ακτές. Πολλού μετανάστε. Αυτό όμω το είχε πει ο Ζαν. Πήγαινε εκεί πέρα ένα συμβιβαστή. Βάλε το κεφάλι σου κάτω και πήγαινε να μοιράσει τα νερά. Εάν βέβαια οι Τούρκοι θέλουν μόνο τα νερά. Γιατί ενδεχομένω να μην θέλουν μόνο τα νερά. Είπε ότι θέλει για την μήκονε για να πηγαίνουν μπορεί... να κάνουν μπανάνα. Μπορεί να θέλουν και τη στεριά. Δεν ξέρω. Ναι. Το θέμα είναι αυτό. Ότι κάπω κάτι πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι. Όχι, μην τίποτε, δεν δίνουμε, δεν παραχωρούμε τίποτε. Είσαι έτοιμο να πολεμήσει. Εδώ πάει ο άλλο και μπαίνει στα χωρικά σου είδατα. Μπαίνει τη Κύπρου. Η δεν είναι ή δεν σηκώσανε. Δεν σηκώσανε εθι εθιμοτυπικά πού αεροπλάνα είναι, να πάνε πού στην Κύπρο στι... προχτέ για το. Αυτό τι σου λέει. Για τη γιορτή. Αυτό τι σου Εθιμοτυπικό λέει, είναι αυτό το έτσι. πετούσε ένα F16 πάνω από το. Και, και δεν το σηκώσανε. Τι δείχνει, δείχνει ότι είμαστε παρακατιανοί. Ναι. Αυτό δεν δείχνει. Το ναι. άλλο. Ναι. Ναι. Που έγινε η άσκηση για να κάνουμε απόφαση, πώ θα ανακαταλάβουμε τη Σαμοθράκη ναι. και κόλλησε το πράγμα και δεν μπόρεσαν να κάνουν την απόφαση. Ναι. Μέσα και πήγε και ο Μητσοτάκη να δει την άσκηση Παρμενίων. Τι είναι αυτά τα οι εξευτελισμοί. Και ο καπετάνιος είναι ακόμα στη του. Τι είναι αυτή η εξευτελισμοί. Λέει εδώ ένα φίλο ο Αναστάσιο, ο οποίο διαφωνεί στα επιμέρου περί Μητσοτάκη και λοιπά, Αλλά δεν θα μπούμε σε αυτά τώρα, γιατί είναι πιο γενική κουβέντα. Αναστάσιο, εν τέλει, α πούμε, στο λέω περιφραστικά, ποια είναι η λύση. Γιατί εδώ, και δεν εννοώ στον Αλμπέντο γενικά, ακούμε τους λόγους για τους οποίους έχει γίνει αυτό, εκείνο τα λέω, όπως και εσύ περιγράψεις. Λύσεις δεν προτείνονται, ρε Χρήστο, Τα ξέρω και δεν οι είναι Όχι να προτείνεις εσύ. Εγώ το είπα. Ότι οι λύσεις είναι συνειφασμένες με την αντίδραση κάποιου κομματιού του ελληνικού λαού η οποία θα φέρει τα πάνω κάτω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή οι λύσεις... Δεν μπορείς να σου υπόσχεται ο άλλος και, και εγώ πήγα, τον ψήφισα, αρθρογράφησα κι λέω να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Ε, όταν σε ξαπατά κατά αυτόν τον τρόπο, σε ένα τρίμηνο με... είναι... μέσα. περιμέναμε τη λύση με τη Νέα Δημοκρατία. Και καλά τη θάλασσα, από, από τον Εύρο περπατάνε και τραβάνε και να σέλφι να Δεν πρέπει... υπάρχει στρατός να... να... Δεν έχουμε σύνορα να εμείς, να εμείς να ως Όταν ας πούμε, σε εξαπατά αυτό το πράγμα Σημαίνει ότι αυτό το κοινοβουλευτικό Καθεστώς ναι. όπως είναι έτσι Δομημένο, ναι. δεν θα σου δώσει τη λύση Αυτά τα πράγματα Χρίζουνε ή βάλτε το κεφαλί, δράστε ή σκάστε. Αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ το και παλιότερα, εδώ το έχω πει. Με, λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Ε, αυτό. Σε ερώτηση λοιπόν σε πιαλιά, συζήτησε εδώ παλιά ε, με τον Χριστό, που του λέω για κλείσε με, με μια φράση που θες και λέει ή δράστε ή σκάστε. Ε, και έτσι είμαστε, είναι. Είμαστε στο σκάστε τώρα. Δράστε δεν βλέπω. Έτσι, Να. είμαστε στο σκάστε. Περιμένουμε τον Πομπέο. Να να μας... Λοιπόν, θα Σας... πάμε ένα διάλειμμα Αναστάσια θέστε και καμιά ερώτηση να γίνει διαδραστική εκπομπή μη μονολογούμε, εγώ ρωτάω Είμα. και ο Χρήστος μονολογεί δύο ώρες, δεν γίνεται αυτό πάμε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε λίγο λατινοκαταστάσεις που γουστάρει ο φίλος με το Γούδης και σε δύο-τρία λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ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 Las nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas luna en los charcos cañyen en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer boca Siento que tiemblan las baldosas de un baile y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarle cuando tu canto nace al son. De un bandoneón. Caramba, μπα, σε al mar con tu bandera. Y en un perno mezcló a París con Puente Alcina. Fuiste compadre del gavión y de la mina. Y hasta como del bacán y la peve borboux λοιπόν, θα ta can arreu γιατί πρέπει να se hicieron voces al nacer con tu destino misa de falta quiero sentaco y cuchillo ε, η κουβέντα πάει σιγά σιγά να ανάψει. Βλέπω και διαφωνίε στο τσάτ Αλλά όπω έχω πει, κατά επανάληψη, μην κολλάτε τώρα αν ο Καρποδίνη είναι σωστό ή ο Γούδη ή ο Χίωψη. Το έργο ποιο είναι, το έργο είναι συνεννοημένο. είναι το θέμα. Είτε λέγεται εκεί συγκερπουλέ εδώ ο Αναστάσιο, είτε ο Ζάλ που λέει στείλε πέντε εκατομμύρια τέτοιο εκεί. Ναι, να και να κάνουμε πολέμου κλπ. Και μάλλον χρήσιμο φαίνεται, γιατί ακούω και από άλλου. Έτσι, με ουδέτε... Να ακούσω πάντω τι διαφωνίες, δηλαδή να μου λες τι λέω. Θα σου λέω, θα σου λέω. Ναι. Εάν δεν βρεθεί λύση ανατρεπτική, θα γίνει το έργο μη αναστρέψιμο. Ναι. Και θέλω να πω και το άλλο που εμένα με ενοχλεί παρότι έχω ζήσει στον Πειραιά που υπήρχαν και πληρώματα ξένα και στην Αμερική που πάω στην Κυψέλη με, το... με τις συγκοινωνίε και δεν είναι ότι βλέπεις μαντήλες τώρα που δεν έχει ούτε στην Κωνσταντινούπολη σε πληροφορό. Άμα δούνε καμιά μαντίλα οι άλλε συγκόμενε στην Κωνσταντινούπολη, την κοιτάνε καλά, καλά. Στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν βλέπω μαντήλε, βλέπω μπουργκέ. Προχτέ τα Σήμερα ήμουνα, είχαν κριτική μια εβδομάδα, με προϊόντα παραδοσιακά, κριτικά στην πλατεία Δημαρχείου και είδα επισκέπτε, γυναίκε, με μπουργα, δηλαδή μόνο τα μάτια φαινόντουσαν. Και λέω γιατί να, να πάμε σε αυτό το έργο, το έχω καταλάβει ακόμα. Εγώ ξέρεις, πολύ καλά ένα, την ένα ιστορία. ένα αρθράκι έχω γράψει και στο οποίο λέω ότι κανονικά, επειδή είναι πράγματι σημαντικό αυτό το θέμα, ας ακουστεί ο ελληνικός λαός, δηλαδή ας γίνει ένα δημοψήφισμα. Μα δεν κάνανε ούτε θέμα. για τις πρέσπες, ο ναι, Ας γίνει ένα δημοψήφισμα, αλλά όχι δημοψήφισμα κεκλεισμένων των θηρών, επώνυμο, ο καθένας με το όνομά του το επώνυμό του και την υπογραφή του θα μας λέει ναι ή όχι στο μεταναστευτικό. Και όταν βγει ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πολύ βιλάνθρωποι στην Ελλάδα. Είναι πάρα ναι, πολύ ο ανθρωπισμός, Ναι, ο ανθρωπισμός βλέπω τουλάχιστον στα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ναι. και όλα αυτά, λεκτικά τουλάχιστον, είναι πολύ στα πάνω του. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν βγει ναι, θα πιάσουμε όλων αυτόν τον ναι των επώνυμων και θα αρχίσει μια διερεύνηση κρατική να γίνει η επίταξη των σπιτιών. Γιατί πώς θα έχουν ανθρώπινες συνθήκες αυτοί. Να επιτάσσονται τα σπίτια λοιπόν. Πού είσαι εσύ κύριε Τάδε ο οποίο μας λες ναι και έχεις μια σπιταρόνα 200 τετραγωνικών. Να πάρουμε και 15. Έτσι μπράβο. Αλλά αυτό να το ξέρουν από πριν. Ναι. Ότι το δημοψήφισμα για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει αυτός, η, αυτός ο ανθρωπισμός ναι. να έχει αντίκτυπο. Προσωπικό, δεν υπάρχει κάποιο κράτος που ναι, μπορεί να το πληρώνει. Δεν θα λε εσύ και θα το λοιπόν, πληρώνω εγώ. Έτσι. Θα τον πάρει λοιπόν με το ναι. Για να δείξει το παράδειγμα. το έχεις Το είχε δείξει η κυρία Καφαντάρη του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Καφαντάρη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν ξέρω αν ξαναεκλέχτηκε, Βουλευτής στον Πειραιά. Μάλιστα. Και όταν άρχισε το μεταναστευτικό, για να δείξει το καλό παράδειγμα, ναι. πήρε στο σπίτι τη και έφερε και τι τηλεοράσει Σύριου, Σύριε, Μπούργκε κτλ. Και το έβλεπα στην τηλεόραση. Α, το θυμήθηκα κι εγώ αυτό τώρα. Ναι, μπράβο. Μπορεί τώρα, να μετά... ήταν μόνο μέχρι το μεσημέρι, <laughs> μέχρι να <laughs> φύγουν κοιτάξε, οι κάμερες. Ναι, αυτό εγώ το ξέχασα μετά. Γιατί σαν παράδειγμα μου έμεινε ότι θα, θα, θα έπρεπε να το έχει συνεχώσει, ίσω να τους έχει και τώρα σπίτι ναι. αλλά, αλλά νομίζω κάτι είχα μάθει ότι. Δεν ξέρω αν ήταν μέχρι το μεσημέρι, αλλά κάπω. Ναι, παιδί μου, 11 με 12 θα που θα έρθει η τηλεόραση. Ως Δημοτικός Σύμβουλος τότε στο Δήμο Αθηναίων ναι. το είχα πει στους Σιριζαίους, οι οποίοι βγαίναν αυτό μια παράταξη, δεν θυμάμαι πώ τη λέγανε, ε, βγαίναν και λέγανε διάφορα τέτοια ναι. και τους είπα... Για την Αμιγδαλέζα τότε, διαμαρτυρόταν για την Αμιγδαλέζα. Yeah. Και του έλεγα, γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνει η κυρία Καφαντάρι, Τι κατάσταση ήταν αυτή τότε στην Αμιγδαλέζα και γιατί να μην έχουμε. Εγώ βλέπω τώρα ότι, σαν παράδειγμα, αντί να λέτε αυτήν την ρητορία, yeah. κάντε αυτό που πραγμα, το πραγματικό ΣΥΡΙΖΑ κάνει. Δηλαδή, αυτή η φιλάνθρωπο βουλευτή σα yeah. έχει στο σπίτι τη Σύριου και τι Σύριε. Πάρτε κι που μιλάτε, θα πάρετε. Yeah και έπεφτε μια συνο... σιωπή και μετά από τη σιωπή λέγανε Αυτά είναι προφοκατόρικε ε, προτάσει. Ναι, όπου δεν έχουν τι να πούνε, λέει προφοκατόρικο. Ενώ άμα είσαι ανθρωπιστή, έτσι δεν πρέπει να κάνει. Άμα έχει ένα σπίτι, κάτι αυτή, εγώ μαθαίνω από τα ποθενέσχε λοιπόν. που δημοσιοποιήθησαν και λέει ο Παπαδημούλη Παπαδημούλη. Δεν είναι αυτός ένας του... Του αυτό ένα βουλευτή του. Ο άλλο που ξέχασαν δηλώσει ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο Σταθάκη. Ποιο το ξέχασε αυτό. Α, τότε παλιά είχε ξεχάσει. Ξέχασε να Έχαλα τα εντύπωσε. Ναι, αλλά αυτό ήταν κάποια ηλικία. Το ξέχασε. Όχι, δεν είναι μεγάλο ηλικία. Ο Σταθάκη. Σταθάκη, ξέρει την προέλευση. Σταθάκη από τη ναι, ναι, ναι. Μονεμβάσια κτλ. Δεν τα ξέρει. Τα ξέρεις εσύ. Ε, ναι, δεν τα Εγώ ξέρεις. Εγώ ξέρω είναι... ότι. Είναι εφοπλιστική οικογένεια. Αυτό ήταν όταν φύγαν από τη Λακωνία. Μετά ήταν. Το η οικογένεια έχει όνομα εκεί πέρα, α πούμε, στον εμφύλιο. Ναι, ναι. Μην ναι, πα εκεί. Αλλά λοιπόν, ο φίλο μου Αναστάσιο εδώ λέει: είμαστε υποκατοχή. Θα φέρει εκατομμύρια λάθρο για τον απλό λόγο ότι έχουμε με τη βούλα παραδώσει εθνική κυριαρχία. Πόσο στέκει και πόσο δεν στέκει. Αυτό που λέει ο φίλο μα. Ναι. Εντάξει, μπορεί. Δηλαδή, υποκατοχή. Δεν είμαστε υποκατοχή. Τα α, δεν είμαστε. Ε? Δεν είμαστε. Τα μυαλά μα, όχι. Δηλαδή, τι θα πει, είμαστε υποκατοχή. Εμεί οι το κάνουμε αυτό. Εμεί οι ίδιοι το αποδεχόμαστε. Δεν μου λες οι Βούλγαροι γιατί σηκώσαν ένα τείχος και από ό,τι δεν ξέρω αν είναι fake δεν φαντάζομαι ε, είπε, λέει η κυβέρνηση κατέβασε στρατό στα σύνορα Φίταξε, και λέει όποιος η... κινείται θα πυροβολείται. Το αν το... με πεις εδώ ελάτε σπίτια επιδόμα αυτά πάω κι εγώ. Ε, ναι φυσικά. Γιατί δεν λένε, παιδιά επιδόματα δεν δεις, έχει, θα μείνετε εκεί και όμως, με τη βροχή. Πρόσεξε, και αυτό. ρίχναν το φαΐ Στι κάμερες πρό... δεν του αρέσει το πάει. να ξαναδεί την κατάτια μα, εγώ τι σκέφτομαι. Δηλαδή και την κατάτια και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πιθανώ σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι τα, τα φανά μυαλά των φιλελέδων, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο αχταρμά ιδεολογικό. Οι φιλελέδες μπορούν να σκέφτηκαν πονηρότερο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να, να ελληνοποιήσει του μετανάστε και να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Για δεν τους ελληνοποιούμε εμείς να τους δώσουμε και διαμερισματάκια να νιώσουν ότι καλοί είμαστε εμείς και να ψηφίζουν Ναι. Το φαντάζεσαι. Ναι. Είναι εκλεκτορικό σώμα αυτό. Έτσι και του πει, θα μένετε σε σπίτια. Γιατί οι τράπεζε, τι να τα κάνουν τα σπίτια. Δεν αν... θα πληρώνεται τα... λογαριασμό. Σπί... Οι τράπεζε, τα σπίτια των φουκαράδων που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν το δάνειό του επειδή είχαμε. Μα την δεν θέλουν να τα πετάει οι τράπεζε. Ναι, τι θα τα κάνουν, Ακριβώς. θα τα νοικιάσουν. Ακριβώ. Ναι, θα πάρουν και τίποτε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι ξενοδοχειακά από εδώ και από εκεί. Γιατί με συγχωρεί, η Μακεδονία και αυτά που φωνάζουν και λε για τα συλλαλητήρια και εγώ ήμουν στα συλλαλητήρια. Αλλά το ξέρει το τράφικα, α πούμε, στη Μακεδονία. Είναι ότι όλοι πηγαίνανε στα Σκόπια ε, για να το καζίνο του ναι, και ναι, ναι, ναι. στη Βουλγαρία για αυτινή βενζίνη και έτσι ναι, ναι, ναι, ναι. κι αλλιώ. Το δηλαδή, Σαντάνσκι έχει ναι, γίνει ο Δό Αθηνά. λέω, παιδιά, Σαντάνσκι, πάτε εκδρομή στο Σαντάνσκι. Ξέρετε ποιο ήταν ο Σαντάνσκι. Και καλά το Σαντάνσκι. Που πάνε λέει, οι Κύπροι στα κατεχόμενα. Χωριό λέει ο Σαντάνσκι. Έμα, αυτά λέμε. Άρα γιατί, είμαστε μαλάκε. Αυτά τελεία. λέμε, Γιατί εγώ έχουμε φθαρεί σαν ράτσα. Λοιπόν, ρωτάει ένα φίλο από την επαρχία. Να, μην το ξεχάσω. Α, α παρακαλώ. Μην μου το πεις. Συγγνώμη. Γιατί είχα πάλι αρθρογραφήσει για αυτό το θέμα. Για, για τώρα όλοι αυτοί και ορθώ για το θέμα της Μακεδονίας, Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Εντάξει, έγινε. Ωραία. Δεν θέλετε να το λέμε εδώ μέσα Βόρεια Μακεδονία. Κάντε μια σύντυμηση. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Ναι. Εγώ προτείνω να το λέμε Βόρεια Α είναι Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια και μία λεξούλα, θυμίζει και τον Βόρακα που βάζει για τι Κατσαρίδε, α πούμε ναι, σε εσά. Ναι, ναι, Μια χαρά είναι. Και οι Βορακεδόνε. Κάνει τη φράση σου αυτή, μην το νιώθει δύσκολο να το εγώ πει. Εγώ ξέρει που δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι κι εγώ αυτή τη σχολή τη παλιά. Λίθιος, θερούμε Λιθίου, για αυτό προτείνω τώρα έρχονται οι γιορτέ σε φίλου, να μην πάρουν φωντάν και ποτά να δίνουν στι γιορτέ. Μπαταρίε λιθίου που είναι οι smart μπαταρίες οι έξυπνες Γιατί δεν έχω ακούσει να λένε κανένα άτομο smart πρέπει να τα αποδείξει Μπαταρία το έχει αποδείξει, λέει είναι έξυπνη μπαταρία Να τους δίνουν μπαταρίες λιθίου να ενισχύσουν την έξυπνά του. Ε, ναι, να, αλλά όχι λίθιο Γιατί το λίθιο δημιουργεί ας πούμε Τι δημιουργεί για παιδί Α για πες ξέρεις από αυτά ε, Ναι για... το λίθιο ναι σε, βέβαια είναι... Σε τρελάνη. Ναι το λίθιο, ναι, όχι μπαταρία. Λίθιο, με προσέξτε, μην γίνουν μπέρδεμα και πάρουν λίθιο. Όχι και μπαταρία, και... όχι λίθιο. Και αρχίζουν ε? και βλέπουν πράγματα. Πράγματα, ναι. ε. Για πε, τι θέλει να πει για τι εταιρείε. Λοιπόν, ο, εδώ η κουβέντα είναι ελεύθερη. Λοιπόν, ρωτά ένα ήλιο από την περιφέρεια, από την Ελλάδα μάλιστα, να μα πει για τη διείσδυση του αριστερίστικου. Το ανέφερε πριν, θέλει να το, το δώσει περισσότερο για τη διείσδυση του αριστερίστικου μεταμοντερνισμού στα πανεπιστήμια. Αποδη, αποδομητικά με το, αυτό το πολιτικά ρέκτ που λέμε, που προωθείται αρχής γενομένης από αυτούς τους ίδιους. Κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος, ο πολλής, και είναι και η αιτία μύριων κακών που βιώνουμε έκπληκτοι όλο αυτό τον καιρό και λέμε τι μας συμβαίνει και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ναι. Λοιπόν, και, λέγε. Τι, τι ακριβώς δηλαδή να πω. Πώς ότι η διήζηση αυτή τη αριστερίστικης ναι. ιδεολογία και ρητορίας... À, άλλαξε τα πράγματα και καθόμαστε τώρα και κοιτάμε γιατί δεν ξέρουμε πού να πιαστεί κανείς ή ναι. χαζέψει. Ναι, αυτό τραβάει λίγο ξέρεις, πίσω στην, σε αυτό που λέμε έτσι, εθνικό φροναή δεξιά έτσι ή δεξια παραταξη Δεν τρεπόμαστε Α, τις λέξεις εδώ, ε? τις λέξεις εδώ δεν τις τρεπόμαστε. Ναι, ωραία, αλλά Παρακαλώ. τραβάει πίσω επειδή το ξέρεις ότι έχω γράψει και ένα δει το μοδικό μου βιβλίο του «Το Τέμ και Ταμπού» τη νεότερης ιστορία και έχω δημοσιεύσει και το αίμα και χώμα» που είναι τα απομνημονεύματα του πατέρα μου. Ε, έχει παραποιηθεί η ιστορία, δηλαδή ε, αυτό το, το έγκλημα το οποίο έγινε εις βάρος της Ελλάδος στη δεκαετία 40-50, έτσι, δηλαδή αμέσως μετά την Ιταλική και τη Γερμανική κατοχή. Ναι. Η ανάδειξη του κομμουνιστικού, η προσπάθεια να κομμουνιστικοποιηθεί διά τη βία η Ελλάδα και η συνέχιση αυτού του αιματηρού αγώνα, η οποία μας βούλιαξε σαν χώρα οικονομικά, ναι. μας βούλιαξε εθνικά, μας βούλιαξε από τις, από τις διεκδικήσεις μας που θα είχαμε στους συμμάχους. Όλο αυτό το έγκλημα το κομμουνιστικό, το οποίο το οποίο όχι ιερο, το οποίο διασωθήκαμε, δεν ξέρω πώς, δηλαδή, από μια ομάδα Ελλήνων, ψυχωμένων επί της ουσίας και από την διεθνή βοήθεια τότε της Αγγλίας στην αρχή και της Αμερικής στη συνέχεια και αποφύγαμε την κομμουνιστικοποίηση ναι. τα αποτελέσματα της οποίας τα είδαμε μετά από 70 χρόνια Έτσι, γιατί μέχρι τότε το κατηγορούσαν και λέγαν τι ωραία που ήταν οι Σοβιετικοί λοιπά, αλλά, αλλά, δεν αλλά δεν πήγαινε κανείς εκεί να ήταν. σπουδάσει πήγαιναν αυτό, αλλού ναι, αυτό οφείλεται στο ότι η αστική τάξη στην Ελλάδα ήταν και είναι διεφθαρμένη δεν υπάρχει δεξιά στην Ελλάδα με την έννοια αυτή που την κατηγορούν ναι. της αντίληψη, της ελληνικότητας και της αντίληψη της εθνικής. Ναι. Και τότε όταν ήρθε ο Αμερικάνος εκπρόσωπος που μοιράζανε τότε την βοήθεια έκανε πίσω ρεπόρτα στο Κογκρέσο και τους έλεγε εδώ πέρα η αστική τάξη των Αθηνών είναι διεφθαρμένη και περιμένουν ένα Κάποιος άλλος για αυτούς, το τα είπε και ο Αμερικάνο ήταν... αυτός στη Σμύρνη. Και πριν από αυτό, ναι. όταν όλοι οι πολιτικοί. πουλάνε λέει τη χώρα του και για δύο μέρε την καρέκλα. Όλοι οι πολιτικοί, Γιώργο μου, όταν έγινε το θέμα το περιστατικό με τη σημαία που κατέβασαν τη Σβάστηκα από την Ακρόπολη, έτσι. Ναι. Όλοι οι πολιτικοί, Παπανδρέου, κολοκίδη ο ένα και λέω τον Γιώργο Παπανδρέου, διότι μετέπειτα διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Τρέχαν στον Τσολάκογλου που ήταν τότε Πρωθυπουργός και του έλεγαν τρέχα να συμβιβαστείς με τους Γερμανούς. Να τους πεις ότι έτσι κι αλλιώς δεν φταίμε εμείς ναι. κάποιος τρελός το έκανε. Ναι, τρέχα ναι. στον Τσολάκογλου όλη η πολιτικοί η οποία έκαναν δεν ξένα τίποτε. Ναι. Όταν ο Πλαστίρας έστελνε γράμματα από το Βυσί που είχε καταφύγει μετά τα κινήματά του το γερμανοκρατούμενο ε, χιτλεροκρατούμενο Βυσί εκεί έμενε ο πλαστήρα όλα αυτά τα χρόνια ναι. και έστελνε γράμματα και έλεγε ότι τι καρτάδια είναι αυτή αντί να κάνετε φιλοϊταλική και φιλογερμανική κυβέρνηση και να τα γράφει όταν έμπαιναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και μετά ερχόταν και έκαναν δεν ξέρω τίποτε και μιλούσε για γερμανοτσολιάδες, Ποιο ο πλαστήρα ο οποίο είχε εξουσιοδοτήσει τον Γονατά και όλου αυτού που κάναν τα όπλα. Ο Black Rider είναι αυτό. Ναι, ο, ο Μαύρο Καβαλάρη που η μετέπειτα επειδή όταν τραπέτευσε και πηδούσε από σε στέγη για να ξεφύγει μετά από το αποτυχόν κίνημα του τον λέγανε ο Μαύρο Γάτο μετά. <laughs> <laughs> Τετούσα, λοιπόν, ναι, όταν η, η αστική τάξη των Αθηνών έγλυφε το ράλι για να φτιάξει τάγματα ασφαλείας μέσα στην Αθήνα για να διασωθούν τους κομμουνιστές και όταν διασωθήκανε μετά λέ, τους λέγανε γερμανοτσολιάδες, τι περιμένεις. Δηλαδή αυτή είναι η κατάτια μας. Είναι διαβρωμένη παντού. Για να μην σου πω ονόματα όταν κατά λάθο μπήκανε, μπήκανε οι Ρώσοι... Όταν κάποια στιγμή στα σύνορα τότε, το 1945, μπήκαν κατά λάθο οι Ρώσοι. Γιατί είχε μοιραστεί το θέμα, δεν θα μπαίνανε οι Ρώσοι στην, ναι. στην Ελλάδα. Είχε τακτοποιηθεί ναι. το ζήτημα. Μπήκανε κάπου κάποιο λόγο κατά λάθο μέσα. Οπότε άρχισαν να πανηγυρίζουν οι κομμουνιστέ, λέει και ο Φλωράκη, α πούμε. Και νομίζαμε ότι θα μπουν, λέει και πανηγυρίζαμε. Οι δε βιομηχανοί των Αθηνών τρέχανε και του δίνανε ρούχα να φτιάξουν στο λε το Ελλά. Ναι. Κατάλαβε. Είμαστε... Αμέσως και τα γράφουν στα ναι. βιβλία τους οι Καλά και να για να μην ξεχνάμε Λοιπόν ναι Αυτή είναι η Ελλάδα Έχει μια τάξη τέτοια ε, ψευτοεμπόρων. Δεν ήταν οι έμποροι τη φιλική εταιρεία ναι, ναι. που είχαν το εθνικό φρόνημα και κάνανε φιλική εταιρεία. Και υπήρχαν, υπήρχε και η λέξη ευεργέτηση ναι. Χριστόπουλου. Την δεν έχουμε ξεχάσει. την εμπορία και θεωρία του ηροδότου ναι. που πηγαίνανε οι Έλληνε, α πούμε, και για συναλλαγέ, αλλά και για θεωρία και για να μαθαίνουν. Ναι. Όπω ίσχυσε και τότε με του. Όλου του Έλληνε του εμπόρου οι οποίοι φύγαν έξω, έτσι, ναι, στι ναι, ναι. παρικίε ελληνικέ. Στη Ρωσία, στη Βιέννη, στο ένα, Και στο όταν άλλο, ήταν ήρθαν πάνω... εδώ το 1990, του βρήκαμε και αυτού. Ναι, δυστυχώ δεν βλέπει ότι δεν υπάρχει. Λε τι να κάνουμε και γιατί δεν υπάρχει ένα αξιοπρεπέ εθνικό κόμμα στην Ελλάδα να βρει πέντε χρηματοδότες Διότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα, Γιώργο μου, χωρί να έχει χρηματοδότες ο, Και δυπώ, ο άλλο, όταν είναι, έχει αξιοπρεπή αντίληψη τη ελληνικότητα και τη και εθνοκεντρικότητο. Δεν δέχεται να το χρηματοδοτήσει όποιο όποιο. Θέλει αν υπάρξουν χρηματοδότε να είναι πατριώτε χρηματοδότε. Μα και όπως αυτοί αν θέλουν να βάλουν λεφτά πρέπει να βάλουν του αντίστοιχου. Ακριβώ όπω αυτοί, αυτοί, αυτοί που δώσαν την περιουσία του τότε στην Ελληνική Επανάσταση. Mm -hmm. Και το λέμε επειδή ετοιμάζονται και τα 200 χρόνια και σίγουρα mm -hmm. θα μιλήσουμε και τέτοιε εκπομπέ. Mm -hmm. Η Φιλική Εταιρεία μέχρι να μπει ο υψηλάτη μέσα κρατήθηκε, κρατήθηκε από τα λεφτά του Σέκερι. Mm -hmm. Ο Σέκερι στην Κωνσταντινούπολη μέσα στη φωλιά του Λίγου. Mm -hmm. Ήταν μεγάλη οικογένεια η Σέκερι. Ναι, δώσανε τεράστια την περιουσία του. Στήριζε τη φιλική εταιρεία. Υπάρχουν τα απομνημονεύματά του, έτσι του Σέκερι, ναι. για τη φιλική εταιρεία. Όπου λέει τι κλοπές γινόταν, ποιοι τρώγανε λεφτά, ποιοι κάνανε ταξίδια. Ναι. Όλοι αυτοί οι φιλικοί. Ο άνθρωπο τα έδωσε όλα. Και τελικά πέθανε πάμφτωχο εδώ στην Ελλάδα το 1850. Όπω και πολλοί άλλοι. Και του δώσανε ναι, κάτι να τον κάνουν τελώνει σε ένα σα-ίσα για να μην πεθάνει τη πείνα. Που έδωσε όλα τα χρήματα. Μπορώ τώρα ανοίγω δημιουσία. μια παρέθεση, Χριστογενή, για να μην λέμε ναι. ιστορία, γιατί ξέρουν όλοι εσύ, καλύτερα από όλου. Αυτό το κράτο το σύγχρονο των τελευταίων 200 ετών, α το πούμε έτσι, ναι. είναι δυνατόν να γίνουν α πούμε δύο εμφύλοι μεσού τη επαναστάσεω. Επιδοτήσει στο γκούρα και στου άλλου, σκοτώσαν έναν έναν όλου καπεταν καπετανανίου κλπ. Αποκεφαλισμό δηλαδή στην ουσία. Λέει, τι φάρα κατάφερε. πιάνουμε συζητήσει. Κατά, Κοίτα να δει. Τι είμαστε εν τέλει. Και τώρα είμαστε όλοι και παραπονιόμαστε γιατί μπαίνουν ε, αυτοί, και, γιατί και, ήρθαν και, εκείνοι, κοίταξε, γιατί κοίταξε, τα φάγανε αυτοί. Να δεις. Παρόλα αυτά Μου φαίνεται εγώ. ότι παραπονιόμαστε Ά, γιατί δεν είμαστε κι εμεί στο πιάτο μέσα. Άκου να δει. Όχι, δεν είναι αυτό. Παρόλα αυτά είναι εθνικό χαρακτηριστικό αυτό. Αυτός, γιατί αυτά ξεκινάνε κυρίω από την εγωπάθειά μα. Από τον εγωκεντρισμό, Ο γκούρα που τον ανέφενε, η. Δήλωνε α... πιο πολλού ότι έχει για να παίρνει την επιδότηση. Άλλο αυτό αυτό το δηλώνουν ε, Το μάθανε από του Τούρκου αυτό. Δήλωναν οι, αυτοί οι γεννήτσαροι στον Σουλτάνο, α πούμε, οχταπλάσια νούμερα για να, να παίρνουν τα λεφτά. Και όταν χρειαζόταν ο Σουλτάνο γεννήτσαρο, δεν είχε γεννήτσαρο να στείλει. Λοιπόν, τέλο πάντων, ο Γκούρα, η αντιδικία του με τον Ανδρούτσο του οποίου ήταν πρωτοπαλίκαρο ξεκίνησε από τι εγωπάθειε των γυναικών του. Ζηλεύανε οι γυναίκε μεταξύ του. <laughs> τι μας είπες τώρα, Γόρη. Ε, λοιπόν, αυτό δεν το ξέρα. Ναι, δεν βέβαια. Το ξέρα αυτό. Ό, η, ότι το από πίσω η, ήταν η γυναίκα, έτσι. Η γυναίκα Γκούρα, η Λιδωρίκη, μάλιστα η Ασημίνα Λιδωρίκη, η οποία ήταν και σα α πούμε, όταν σκοτώθηκε ο Γουράς, γιατί ο Γουράς υπερεσπιζόταν στην τελευταία φάση στην Ακρόπολη, το φρούριο της Ακρόπολης, και πήγε ένα βράδυ που καθόταν να ανάψει την πίπα του, ας πούμε, και τον είδε κάποιος Τούρκος στο πλάπ της πίπας, και του μία και σκοτώθηκε. Και ανέλαβε για κάποιους μήνες η γυναίκα του, ας πούμε, η Ασημίνα, να. η οποία δελικά και αυτή, Μπήκε ο Φαβιέρο μετά με στρατό, τακτικό στρατό που είχε εκπαιδεύσει και μια βόμβα των Τούρκων εκεί πέρα έσπασε ένα κτίριο που ήταν εκεί και την πλάκωσε και σκοτώθηκε στο κτίριο. Τέλος πάντων, λέμε λεπτομέρειες τώρα. Δεν πειράζει, να μαθαίνουμε, χριστό για την ελληνική ιστορία, αλλά ναι. μην πας για αυτό πιο πίσω. Και ανέφερε για την εισβολή τώρα των. Τον... Ο... Πελοπον... Πέραν τη Ηλιάδο, έτσι. Ξεκινάει... Πώ ξεκινάει η Ηλιάδο. Με τη διαφωνία. Μήνυνα, είδε ΝΑΗ Αψάλε την οργή. Ναι. Διαφωνήσανε ο Αγγλικό. Και πάλι βάλανε γυναίκα στη μέση, α πούμε. Στην Χιλαίγια την όχι α πούμε. Η γυναίκα είναι το υπαριθμό ένα παντού. Ναι. Δεν το υποτιμά αυτό. Δεν είναι ας πούμε. Δεν το απο... υποτιμά. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Από τη γυναίκα. Μην βλέπει τώρα που τέλο πάντων γιατί οι γυναίκε είναι και διάβολοι πράγματι. Και μη βλέπει τώρα δηλαδή του καταλαβαίνω του ομοφιλόφιλου. Του καταλαβαίνω δηλαδή κάπου αγανακτούν με το, το θέμα γυναίκα. Πούμε, δεν μπορούν να το κοντρολάρουν, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι, είναι όντα του διαβόλου, α γυναίκε. Έχουν ναι. μια άλλη αντίληψη. Φυσιλεύουν, ε. Τι ξέρω, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, τα ζώα, οι άνθρωποι και οι γυναίκε. Έτσι έλεγε ο Αριστοτέλη. Τα ζώα ω κόσμο, οι άνθρωποι, ω είδο. και οι γυναίκε. Είδος... Ναι, άλλο είδο. Έλα, ρε ναι, παινί μου ναι. τώρα. Και ο Πλάτονα έρνει τα εξαμάξει, α πούμε. Εντάξει, ναι. αλλά ο Πλάτονα ήταν και αυτό λακωνίζων και τα λοιπά. Τέλο αλλά θέλω να πω ω προ τη διχόνοια την οποία έχουμε από την εγωκεντρικότητα. Ο Πελοπονισιακό πόλεμο. Φάγανε ο ένα τον άλλον. Και να σου πω κάτι. Και καταρρεύσαμε όλοι, εντε, κατά κλειδί. Να σου πω κάτι. Φάγανε ένα τον άλλον. Αλλά εκείνο το οποίο δεν λέγεται και για του Σπαρτιάτε, όχι μόνο για του Αθηναίου είναι ότι πάντα γινόταν, ας πούμε, τους πλήρωνε ο Πέρσης. Από τον Πέρση παίρνανε λεφτά. Από το Μεγάλο Βασιλεία. Τα Νταλαβέρια γινόταν εκεί. Όταν σε μια φάση ο Αγισίνος... Από το Μπέρση, το σώρος... Α, το, τον Πέρση το σώρο, Σόρος... τον Σόρος, Σόρος δεν είναι ή όχι. Ο Σόρος, δεν ξέρω. Ναι, νόμιζατε... Λέω τον τότε Σόρος, ας πούμε, Δεν δεν ήταν Σόρος, εκείνοι είχαν και δύναμη, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, έχουμε και μια ιστορία. Όταν ε, δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν την κυρίω Ελλάδα οι Πέρσε, εντάξει, με τι θερμοπύλε, του οποίες θερμοπύλε χάσαμε, δεν κερδίσαμε. Στι έτσι και δεν θέλουμε θερμοπύλε, πλατεές θέλουμε. θέλουμε. Ναι. Ε. Τέλο πάντων. Στι θερμοπύλε τιμούμε του πεσόντε. Εντάξει, φυσικά ναι. του τιμούμε Αυτό και του αγώνα και όλα αυτά. Χάσαμε, ναι. Ναι. ναι. Αλλά όταν, εν πάση περιπτώσει, οι Πέρσε δεν μπόρεσαν να πάρουν την κυρίω Ελλάδα. Και το γιορτάζουμε, όπως γιορτάζουμε και την 28η Οκτωβρίου και το πρώτο εξάμεινό μας που νικήσαμε τους Ιταλούς, αλλά όχι τους Γερμανούς. Έτσι έγινε και με τους Πέρσες. Οι Πέρσες παρέμεναν και με το στόλο τους και με τις ακτές τις μικρασιατικές και κατήχανε τα πάντα. Ναι. Έπρεπε να βρεθεί γιατί και πληρώνανε. Όταν σε κάποια φάση, γιατί είχαν εσωτερικά προβλήματα κι αυτοί. Όταν μπήκε ο Αγισή Λαό. Ο Σπαρτιάτη και πήγαινε να γίνει μέγα Αλέξανδρος αυτό. Πληρώσαν του Αθηναίους και του Κορίνθιους που κάνανε εδώ μέσα εσωτερικό πόλεμο και αναγκάστηκε να γυρίσει. Mm -hmm. Αλλά και στον Πολεμωνιακό Πόλεμο, λίγο πριν, και οι Σπαρτιάτε την ίδια δουλειά κάνανε. Mm -hmm. Και οι Αθηναίοι. Ανταλλάζανε και ο Αρκυβιάτη και ο ένα και ο άλλο. Λεφτά από εδώ από τον άλλον για να φάμε το Συνέλληνα. Άρα, αν το φέρουμε Έτσι... τώρα που μιλάμε στι μέρε μα, σήμερα 6 Οκτωβρίου του 19. Με, που ξεκινήσαμε την κουβέντα με τι εισβολέ των λάθρων κλπ. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατέ. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, που αν δεν είναι προδιαγεγραμμένο, θα το δούμε ω ο νούπο. Λέω. Δεν ξέρω, Ρε συ, Γιώργο, εγώ έχω πάθει το σύνδρομο του Σολομού, του Διονύσιου Σολομού. Για λέγε. Ο Διονύσιος Σολομό, τον οποίο οι αριστεροί κατηγορούν ω παραλυμματικό κλπ. Ναι. που έγραψε τον ύμνο στην Ελευθερία που κάποια στοιχάκια του παραμένει ακόμα ο εθνικός μας ύμνος, δεν ξέρω για πόσο ακόμα, γιατί μπορεί να μπορεί να, να προσβάλεις μουσουλμάνους. Ναι. Ε, τους ελεύθερους πολιορκημένους τόσα και τόσα, όταν κατάλαβε τι σημαίνει ελληνικό κράτος και τι σημαίνει Έλληνες πολιτικοί κτλ, ναι. δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Μετά την Επανάσταση και αφού ελευθερώθηκε η Ελλάδα, ναι. ο Διονύσιος Θολμός δεν ήθελε να τους ξέρει. Δεν ήθελε. Δηλαδή είπε, Αμάν, με αυτού έμπλεξα, ναι. για αυτού τα γράφα ναι. Κάτι λάθο έκανα. Ναι. Και πέθανε με αυτήν την πικρία ο Διονύσιος Σολομό. Τώρα μου λε, τι με γενέστε να Τι βλέπει εσύ, πω, είσαι, σου είσαι πω, πολιτικό, έχει εμπειρία, έχει γνώσει να δει, παλιότερα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από τρία χρόνια περίπου. Ναι. Με τον τίτλο Ο Αλβανό λοχαγό. Το είχα διαβάσει, λέγε. Ναι. Να το ακούσουμε, να το καταγράψουμε. Ναι. Και έλεγα, αφού δεν είμαστε. Γιατί. Κάποιοι μου είχαν πει τότε, διαμαρτυρόμενοι, ότι ξέρεις μου λέει ότι οι Αλβανοί οι οποίοι έχουν πάρει την Ιθαγένεια είναι ήδη στο στρατό και μάλιστα ο ένας γίνεται τώρα ταγματάρχης και τα λοιπά. Ναι. Και λέω αφού εσείς σαν Έλληνες είστε ανίκανοι να κάνετε το οτιδήποτε μήπως ο Αλβανός λοχαγός αποκτήσει την ελληνικότητα όπως την είχαν οι Μποτσαρέοι και οι Τζαβελέοι και οι Σουλιώτες και μα σηκώσει την Ελλάδα τελικά ο Αλβανό Λοχαγό. Ναι. Το ξέρει στην Αργεντινή ότι δεν μπορούσαν να τολμού, δεν τολμούσαν για μία περίοδο οι κυβερνήσει οι πολιτικέ να περάσουν αντιλαϊκού νόμου γιατί υπήρχε ένα ταξίεργος που άκουγε στο όνομα σε ΕΝελτί, ο οποίο ήταν λιγανική καταγωγή και σήκωνε τι σχολέ ευελπίδων και του έλεγε άμα το κάνετε αυτό άμα κόψετε τι συντάξει, όπω έκανε εδώ πέρα ο τη Πρέο και τα λοιπά. Ναι. Θα βγουμε έξω του δρόμου θα πολεμήσουμε και όποιος, και όποιος μείνει. Λοιπόν, λέω λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει, αφού είμαστε ανίκανοι, έχουμε παραδώσει την ελληνικότητά μας, μήπως ελληνοποιηθούν αυτοί, μήπως ο, περιμένουμε τον, αλφα, τον Αλβανόλο χαγό να μας σώσει. Λες. Μου λες τι θα γίνει, τι βλέπω, αν δεν βλέπω, κοίταξε να δεις, εάν δεν σηκωθεί τώρα και δεν υπάρξει ελληνικότητα και δεν υπάρξουν αντιδράσει για το... αυτό το οποίο γίνεται, το οποίο δεν τολμούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν που είμαστε. κάνει. Έτσι. Τώρα, επισημοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να το κάνει στα κρυφά, μπορεί να κυκλοφορούσαν ελαφρέοι, μπορεί να του έδινε ταυτότητε από εδώ και από εκεί. Κράτα ισορροπία λόγω έλλειψη πλειοψηφία. Αλλά να πει επισήμω δεν τολμούσε, φοβόταν. Ναι. Όχι, φοβόταν. Σου λέει θα με φάει δεξιά στην Ελλάδα, να με σκοτώσουν. Και, λέει, και τώρα που έχει αυτοδυναμία η ναι, δεξιά, τι ναι, ...που γίνεται τώρα να επισημοποιηθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι οι καημένοι... ...που δεν λέω εγώ δεν είναι καημένοι. Και τι λέτε, α <Ρεβαια> πούμε, ας πάμε και να πω κάτι. Τα πλούσια κράτη δεν δεν έχουμε, που γιατί πάνε δίπλα. δεν έχουμε. έχουμε. Γιατί δεν τους βάζουμε, δηλαδή μόνο διακινητές από την άλλη μεριά υπάρχουν. Από εδώ δεν μπορούν να υπάρξουν διακινητές να τους στείλουμε στην Ευρώπη... ...αφού η άθλια αυτή η Ευρώπη έχει κλείσει τα σύνορά της. Και μα κάνει και μα κουνάει το δάχτυλο. Και εδώ θα σου πω το εξή ξημορώ. Όχι τρέχουμε και πανηγυρίζουμε στις τηλεοράσεις. Πήγανε μερικοί να την κοπανήσουμε από την πάντα και τους μαζέψαν. Πιάσαμε, λέει, στο αεροδρόμιο μια ομάδα που, που έφερε του Τι λέει ρε, παιδιά. Αφού άστο έφευγε, να φύγει, έφευγε. ρε παιδί μου. Πιάσατε να πούμε για να μείνουν εδώ. Μπράβο ρε παιδιά. Άρα αυτό είναι σκηνοφρέμια. Συχαρητήρια. Και το άλλο που διακύρισε ο Μητσοτάκη για την εγκληματικότητα κλπ. Εγώ βλέπω και άλλες μεθόδους τώρα. Βλέπω, μπαίνουν τα αυτοκίνητα και σπάνε μαγαζιά για 200 ευρώ, για 100 ευρώ για ό,τι, ότι βρουν στην ταμιακή μηχανή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Και πού είναι η αλλαγή του ποινικού κώδικα. Ναι. Αυτά δεν μπορούν να, να λυθούν αν δεν υπάρχει, Δηλαδή, κοιτάξε να δεις. Υπάρχει εισβολή στη χώρα. Στην αρχή το είπανε και το ψελίσανε. Και μετά τα μαζέψανε και βάλανε κάτω από το, την ουρά κάτω από τα Αναθέτεις ένοπλες δυνάμεις να τα αντιμετωπίσουν. Ναι. Μακριά οι δημοσιογράφοι δεν με ενδιαφέρει εμένα. Όταν έρθουν τα ξένα αεροπλάνα, τα τουρκικά ή τα όποια αεροπλάνα να με βομβαρδίσουν, ναι. δεν με ενδιαφέρει εμένα αν οι... Η... Επιλέξει η αεροπορία να του αντιμετωπίσει με πυράβλους ε, ή αέρος, η αέρος ή με πυράβλους ε, στεγλιάς, αέρος εδάφους. Α, εδάφους αέρος Δεν με αφορά εμένα αυτό το θέμα Εγώ θέλω να αποκρούσουμε αυτήν αυτή την εισβολή Δεν αφορά κανέναν δημοσιογράφο και κανέναν μας Αναθέτει στις ένοπλες δυνάμεις να τους σταματήσουν Αυτό ξέρω εγώ Λοιπόν εδώ ο, ένας φίλος μου λέει θα βλέπουμε τη Σαρία στην Ακρόπολη και δεν θα το πιστεύουμε ε, θα ντήσουν και τα αγάλματα λέει μια φιλενάδα μου εδώ η θεάτυρα. Ο φίλος μας ο Γιώργος με το είπε και πιο πριν και θέλω να σου ρωτήσω Δεν ξέρω αν είναι ή όχι Λέει να ρωτήσει τον καθηγητή Το εξεβονίμων αριστερό μπλοκ στα τμήματα ιστορίας Πώς πολέματε που δεν τολμάμε να έχουμε άποψη για να μην μας αποβάλουν. <συσχε> για λέγε Λίποτε. Πάτε και παίζετε με την άποψή του και μετά, μόλι αντρωθείτε και πατήσετε τα πόδια σας αυτό το, το έχω ακούσει από τον Ρένο τον Αποστολίδη που το έλεγε για τα παιδιά του. Ναι. Ο οποίο ήταν ε, αναρχοδεξιό και ισορρένο κλπ. Ε, ε, ε. Και έλεγε στα παιδιά, να εσεί προσέχετε. Ό,τι σα βάζουν στο σχολείο θα απαντάτε σύμφωνα με αυτά που θέλουν αυτοί οι ηλικιωμένοι. Και μετά, μόλις αντρωθείτε, θα πείτε τι απόψει σα. Μην την πατήσετε και αντιλέγετε εκεί πέρα. πέρα προσπερά, θα βγείτε θα σα βάζουν απέναντι μετά. Καταρχά. Και εγώ το ξέρω τώρα και από τα παιδιά μου, στα σχολεία που είχε πέσει πολύ έντονα ο αριστερισμός από τους καθηγητές υπήρχε αντίδραση. Δηλαδή μην, μην νομίζετε ότι ε, υπάρχει αντίδραση όταν ακούσα αυτά τα πράγματα. Τα ακούς και μου για μένα ο γιος μου, ένα ένας από αυτούς, ότι τους γιους μου ότι χωρίς να του πω τίποτε εγώ κλπ. Και, και είναι λέει και ένα ηλίθιος εκεί πέρα, ο οποίος μας λέει και γελάμε με τα παιδιά έτσι και αλλιώς. Και έλεγε τα μαρξιστικά. Αντιδρούν ο κόσμος. Δεν είναι, ο, ο φόβος δεν είναι από τους διαστρεβλωτές της ιστορία ναι. Διότι η διαστρέβλωση της ιστορίας ναι. προκαλεί και την αντίδραση και προκαλεί και το ψάξιμο της ιστορίας. Ναι, αλλά Οπότε πώς εγώ... θα γίνει αυτό, ρε Χριστό, όταν έτσι... αλλάζουν τα βιβλία από το Δημοτικό και το Γιμνάδιο. Αυτός που θα πάει 25 χρονών εγώ... που να ξέρει ναι. μέρος από αυτά που λες. Κοίταξε, μέρος. τα πνέω να σου πω. Ε, ένα ποσοστό... Και αφαιρείται και η πατριωτική αντίληψη ένας... μέσα από βεβαίως, εκεί. Βεβαίως, φυσικά. Φυσικά, αλλά ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι αντιδρούν, το δυναμικό ποσοστό, γιατί μιλάμε για αυτό το δυναμικό ποσοστό στην Ελλάδα τώρα έτσι ναι, ναι, ναι. έχει τρόπους να το αντιμετωπίσει Είδε ότι όταν έγινε αυτή η πασοκοπήση και στη συνέχεια αυτή η προσπάθεια αποδόμησης εθνικής ότι δημιουργούσαν διάφορα γκρουπη ιδιωτικά το Α, το Β, το Γ, είτε ελληνοκεντρικά, είτε αρχαιολατρικά, ναι. είτε ιστορικά. Με, με λαθαμένο τρόπο όμως. Ορίστε. Με λαθαμένο τρόπο. Ωραία. Έχεις αυτόν τον κίνδυνο, διότι αυτό πρέπει να είναι στην εγκύκλιο παιδεία σου. Έτσι. Έχεις αυτόν τον κίνδυνο, αλλά αυτό το οποίο πρέπει κανείς να το διαδίδει όσο μπορούμε είναι αυτό ότι η ιστορία δεν γράφεται από του ιστορικού. Γράφεται από τον καθένα μα. Η ιστορία έχει γραφεί με αίμα, δεν έχει γραφεί με μελάνι και οφείλουμε να έχουμε ιδία άποψη για την ιστορία. Οφείλουμε να το ψάξουμε. Δεν είναι να τη διαβάζουμε για να καθόμαστε στον καναπέ Η ιστορία είναι εφαλτήριο για το μέλλον. Και γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπέβεστε σε κανόν στι απόψει. Γι' αυτό και την ναι, Σε κανενό στι απόψει. Και γι' αυτό η όποια προσπάθεια, αυτή που κάνει εσύ εδώ, γιατί τι κάνει αυτή τη στιγμή. Προσπάθεια μία, ένα διάβλο, α πούμε, και μιλάμε. Και, και ρίχνουμε τα συνθήματα, παιδιά. Η Ιστορία, προσέξτε την. Είναι υποχρέωση δική μας. Ατομική δική μας. Όχι να κοιτάξουμε να μάθουμε κάτι σαν δεξιότητα για να πιάσουμε κάποια χρήματα. Είναι για την υπόστασή μας. Χριστώ, Είναι για τις ρίζες ε, ε, μας. Χριστό, εν και το ξέρεις εσύ, δυστυχώς, δυστυχώς τώρα, δεν κάνουμε ανάλυση, δύο-τρεις φωνές υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτού του στυλ στην Ελλάδα στα δημοτικά Ιδιωτικά, κρατικά ραδιόφωνο να το συζητάμε και περιφερειακού σταθμούς ή γανάλια. Δεν υπάρχουν εκπομπέ αναζήτηση, να το πω έτσι, μην πω τίποτα άλλο. Το το μόνο, ξέρω, αλλά... ο, μόνο, μόνο το αρχείο πολιτισμού το του Λεκάκη, ναι, θέλω ναι, να το ναι, πω, ναι, ναι. ναι. πω μια και είσαι εδώ σήμερα, το, που ξεκινάει και αυτό τι εκπομπέ του, ο κώδικα μυστηρίων στον Παντίδη, στο άστρα TV του Βόλου, τα Σάββατα το βράδυ, και ο Αλμπέντου με ό,τι αυτό είναι πάει και του φίλου που έχει, όπω εσύ. Ωραία. Τίποτα ξε... άλλο. Μην ξεχνάμε τον Αρχιμίδη. Και υπάρχει και φαγωμάρα, μισό, ε, μισό να το πω. Ελληνοκεντρικών ε, τύπων, τύπων ε, γνωστών ή όχι, οι οποίοι έχουν και μια ψυχοσχιζοφρένεια, και βάλουν οι μεν στου δε. Και μετά μου λε, εσύ πού ε, θα, θα πάει το έργο. Και η φεδρή διάσταση, όπω έλεγα. Ε, Αυτή επικρατεί. Υπάρχουν και οι φεδρέ διαστάσει, δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά μην ξεχνά τον Αρχιμίδη. Δώσμη, να στο το πω στα ατικά ελληνικά για να είναι πιο κατανοητό και όχι στα δωρικά, τα σπαρτιάτικα, δώσμη που στο και την υγιήν κινήσω. Απούστο Ναι, που θα σταθείς, όχι που στώ, όχι πού στο. Όχι, πάστο ναι. Δόσμη παστό και την γη κοινάσω και, την χάν, και τα γάν κοινάσω, έτσι είναι. Ναι, αυτό Πώς είναι σωστό, δικό, το σωστό. Εσύ το πού στο. Οι συκελιώτε να εντάξει, εντάξει. Οι συκελιώτε το λέγανε δωρικά. Εντάξει. Αλλά εντάξει. για να γίνεται κατανοητό έλεγε δώσμη πού να σταθώ και έτσι. θα κινήσω τη γη. Ε αυτό, και εσείς, ε, αυτό κάνετε και εσεί. Μοχλό Μην ξεχνάμε τον Αρχιμίδη. Ένα μικρό πραγματάκι μπορεί να επιφέρει ε, πολλαπλασιαστικέ επιπτώσει επάνω στον κόσμο, σε αυτού που θέλουν να ακούσουν. Οι άλλοι έτσι αλλιώ, ό,τι για να του πει, μάζα είναι. Οι ναι. μάζανε γιατί ο Λένιν πώ πήρε την εξουσία στη Σοβιετική Ένωση. Πέντε άνθρωποι ήταν. Ελάτε. Εδώ μιλάμε για. Γιατί ναι, έτσι, αλλά συνοηθήκανε. Εδώ δεν πάει συνοηθούμε. Στην ελληνική επανάσταση, επανάσταση ε, μη το λε, και αυτοί είχαν τώρα αλληλοσφαχθήκανε. Μην το ξέρετε. Όλα τα κινήματα αυτά το έχουν αυτό. Ε, άρα τι θα γίνει. Οι ελληνικέ το τελικά. είχαν και τα λοιπά. Τίποτε, Τον πυρήνα μα. Δεν θέλουμε ένα πυρήνα, α πούμε. Να αποτελέσει τη μαγιά, ρε τη μαγιά, παιδί μου, τη πνευματική καλλιέργειας. Η πνευματική καλλιέργεια, την τη πνευματική, πώ να το πω, την πνευματική δυναμίτιδα, α πούμε. Πνευματική δυναμίτιδα, έτσι, αυτό το boom που περιμένουμε το πνευματικό. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Κιλμπίλα από τη Γερμανία ο φίλο μου: Τι να πούμε, μα έχουν λιώσει λέει παρέα του αθέα του κόσμου. Εμεί δεν αποτελούμε κανένα παρέα του αθέα του κόσμου. Αγορημό, τα βία μισή ώρα, βγαίναμε επίτηδε για πάρτι μα. Ο καθένα λέει <συσχελίως> τα δικά του, ούτε τα δικά μου, ούτε τα δικά του κλπ. Ο Γιάννη Μούτσο λέει, σήμερα λέει τη είδηση. Εντάξει. Τι έκανε ο Γιάννη δεν έχει δηλώσει ποτέ αντιδραστικό και επαναστάτη. λέει ένα φίλο ότι ο Γιάννη Ο Μούτσο. Τελικά τώρα λέει μόνο η επειδή παλιά έκανε και εκπομπέ. Δεν είναι το κακό είναι α πούμε. Δεν λοιπόν, είναι το κακό. Δεν δήλωσε ο άνθρωπο ότι είναι εναλλακτικό ερευνητή, αντε... Μα, απέναντί κλπ. Το δικό μου. Ε? Τις α, κλείσαν τι εκπομπέ. Κλείσαν όλε. Όλε. Σε πληροφορώ και θα το καταλάβει εσύ το ξέρει, εάν τώρα κάνουμε μια πρώτα σε ένα κανάλι να κάνουμε εκπομπέ τύπου πύλε. Ομάδα τρομερή σε όλο το φάσμα υπάρχει. Μπορείς, θα πίσω, έχει δύο εκατομμύρια δε... τηλεθείας σε κάθε Σάββατο yeah, ξέρω δεν, εγώ. Δεν, δεν μπορείς να κάνεις Δεν σου δίνουν ναι, ναι, πρώτον ναι, ναι, σου δίνουν. Ενώ ξέρουν να βγάλουν λεφτά Σου λέει δεν θέλουμε βήμα Αλλά αν σου δώσουν σε πέντε εκπομπές θα σε κλείσουν yeah, yeah. Και οι yeah. ίδιοι οι φανατικοί ακροατές θα πούνε να αιμαλά και σου κλείσαν yeah. Αυτό είναι το έργο Λοιπόν πάρε μια ανάσα ε, α θε να πεις ότι διαλύθηκε ναι δεν δε διαλύθηκε αυτή δεν, θα στο αναλύσω τώρα γελμπιλ, θα, ε, ωραίο ήταν αυτό που είπες να βάλω ένα κομμάτι και θα στο αναλύσω να πιούμε ένα νερό πρώτα και θα στο αναλύσω στο Αλπέντο ακόμα Γνωστοί επισκέπτες Κάθε Κυριακή Βράδυ Κρατάμε το έθιμο αγαπητοί φίλοι Από το 1988 Από τον ιστορικό Τζερόν Μογκρούβη Και έχουμε κοντά σήμερα Το φίλο εδώ Το Χρήστο Γουδί, Που είναι γνωστό σε όλους Από τις εμφανίες του βία Από τις κινήσεις που κάνει Δεξία αριστερά και τις αρθρογραφίες του Και δεν μιλάμε για το ουράνιο Σεντόνιον Μιλάμε για τα θέματα που καίνε και επειδή έχει άποψη, προτιμήσαμε και οι δύο να αναφερθεί και να ακούσουμε τέτοια θέματα ακούμε από ανθρώπους που έχουν άποψη και γνωρίζουν και την ιστορία πάρα πολύ καλά, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε φάσει στη μάπα και το θέμα πάει να γίνει μη αναστρέψιμο χρήστο μάλλον. Εντάξει, δεν απελπιζόμαστε ποντά Όχι, κομμάτι. αν δεν είχαμε σιδοδοξία θα είμαστε εδώ. Ναι, δεν είναι. Σου λέω πάντα η μαγιά είναι που μετράει, δηλαδή κάποια στιγμή... Ε, αυτό το χτύπημα που κάνεις κάτω ας πούμε, στο τελευταίο σκαλί που λέγει ο Παλαμάς κάποια στιγμή θα σου δώσει την όθηση παραπάνω δεν σηκώνεται έτσι είναι στις κοινωνίες οι κοινωνίες απαιτούν την εγρήγορση μιας κρίσιμης μάζας ανθρώπων δεν θέλουν πολλούς λίγους θέλουν αλλά να οργανωθούν και να διαδώσουν πράγματα δηλαδή, καταρχάς απαιτείται η στήριξη του παρελθόντος, οι ρίζε μα. απαιτείται ξέρεις, να μην χάσουμε την επαφή μας με αυτό το βάρο το οποίο κουβαλάμε. Γιατί ο Έλληνα κουβαλάει μεγάλο βάρο στην πλάτη του. Δεν είναι αυτό, το... δεν υπάρχει άλλο λόγο. Μήπω ο σημερινό Έλληνα λόγω, λόγω, λόγων που τα ναι, πάμε, δεν, δεν μπορεί να το σηκώσει του, του, αυτό το βάρο. Ναι, ε, απευθύνομαι σε αυτού που τέλο πάντων μπορούμε όσο μπορούμε να το σηκώσουμε. Δεν απευθύνομαι σε όλου αυτού που έχουν μια ελληνική ηθαγένεια και μιλάνε ελληνικά ναι, καλά ναι, ή κακά. Ναι. Απευθύνομαι σε αυτού οι οποίοι το νιώθουν ναι. οι οποίοι πρέπει να διευρύνουν αυτό το. Την παιδεία τους γύρω από... Δεν το μιλάς για ελληνόφωνου, μιλάς για ελληνόψυχους. Μιλάω για ελληνόψυχους ακριβώς, ναι. Μιλάω ελληνόφωνοι εντάξει. Την γλώσσα την ελληνική υποσυδονιάται εξέχασαν τόσους αιώνες ανακατευμένοι με τυρινούς και με λατίνους και άλλους ξένους Ο ναι. Σταντίνος Καβάφης. Ναι. Μιλάω για όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να κάνουμε παρέα. Δεν είναι να να κάνουμε παρέα με τον κάθε χαλέ Α κάνουμε παρέα με τον Παπαδιαμάντη, α κάνουμε παρέα με τον Πλάτωνα. Ξέρεις τι κάνω τώρα, επειδή είναι και λίγο σπαστική αυτή. Ο Πλάτωνας για να κάτσει να το διαβάσει. Ξαναδιαβάζω την είχα διαβάσει στην πολιτεία όταν ήμουνα, ξέρει, στο ναυτικό. Όταν πήρε τη στη από τότε την είχα διαβάσει. Και τώρα την ξαναδιάβασα πριν από κάνα δύο χρόνια. Και είναι όντω σπαστική, δηλαδή σου βγάζουν την ψυχία ας πούμε, και ερώτηση και απόκριση και ερώτηση και απόκριση. Αλλά έχει μέσα τα, τα διαμάντια που έχει. Έχει τα διαμάντια που έχει. Αυτό είναι δώρο. Ναι. Για Κομπολό ή Ολυμπιακό. Ναι, ο Ολυμπιακό. Ωραία, γιατί ρώτησα τι έκανε η ομαδα Κέρισε Κέρδισε 2-1, ενω έχανε ένα 1-0. Ναι, να το, πεις, να το πεις και στο λεκάκι γι' αυτό του ότι ναι. ο Ολυμπιακός, γιατί είχα πάει στο σταθμό του κάποια Για πράγματα, να καταλάβουν ότι είμαστε γηνοί και, και, και όχι εξωγήινοι. Είπα το αληθέ, ότι ο Πειραιάς είναι η πρωτεύουσα τη Ελλάδα. Για πολλού λόγου. Η ψυχή και οι δυνάμει είναι στον Πειραιά στην Νότιο Ελλάδα. Όπω απάνω στη ε, Καταρχήν στον πυρήνα άδεινα. του Πυρεά, επειδή το εγώ πολιτική, μεγάλωσα εκεί. Σημεριτική. Ναι, στον πυρεά. Και κουνιέται και τώρα τελευταία ε, πολύ. πολύ. Γιατί είχαμε και τον μεγάλο σεισμό, είχαμε και πρόσφατα ένα σεισμό και κουνιέται και επικοινωνία τρόπο. Ο Πυρεά είναι ναι. άλλο κράτος ναι. Ναι, αλλά Με την καλή έννοια. Το, ναι, όχι άλλο κράτο, η ψυχή τη Ελλάδο. Λέγε λοιπόν. Ναι. Ναι. Είναι και το διέξοδο τη Ελλάδο. Το διέξοδο. Ναι, εντάξει, είναι εισαγωγέ-εξαγωγέ. Το μεγάλο λιμάνι, ρε παιδί μου. Ναι, επανερχόν στον Πλάτωνα και αποφάσισα και κάνω τώρα κάτι το οποίο με κουράζει μένα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Θα βγάλω την πολιτεία του Πλάτωνα ναι. σε 60 σελίδες περίπου. Θα συμπυκνώσεις τα κυριότερα. Ακριβώ, ακριβώς, ναι. Θα, ώστε να το διαβάζεις, να τρέχει το κείμενο ναι. και να ξέρεις ακριβώς κρατώντας... Κατανοητό και λοιπά. Κατανοητό και σε παρενθέσεις κρατώντα τα τσιτάτα που α Τις ατάκες. Βεβαίως, τις ναι. ατάκες ας πούμε, ναι. Αυτό ο οποίος θέλει να έχει μια άμεση και γρήγορη επαφή με την ουσία της πολιτείας του Πλάτωνα ή τέλος πάντων με την σπαρτιατική αντίληψη της πολιτείας, γιατί αυτό κάνει ο Πλάτωνας, είναι λακωνίζον, έτσι. Ωραία. Το τι σημαίνει ας πούμε αυτό, να μπορεί να το έχει. Ε, όταν το τελειώσω, έχει δέκα βιβλία αυτός, έτσι, το, εγώ είμαι το, α, δουλεύω το έκτο. Λοιπόν, όταν το τελειώσω και το εκδώσω, θα σου πω να κάνουμε μια εκπομπή ας πούμε για να τα πιάσουμε ένα-ένα, Εγώ, επειδή κάνω μια αναδιάταξη εδώ. Ο Πλάτονα λέει ήταν φασίστα κατά του αριστερού. Ε, το ε, αριστεροί και φιλελέδε τον λένε φασίστα τον Πλάτονα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό σιγά-σιγά ναι. σιγά θα τελειώσει το έργο. Ότι οι αριστεροί τον λένε δικτάτορα. Ναι, δικτάτορα. Ναι, ο Κορδάτο και όλοι αυτοί ότι ήταν δικτάτορα. Ναι, ναι. έχει σημασία τι θα πει δικτάτορα. Σημασία εκ του αποτελέσματο. Ναι, ναι. Λοιπόν θε να, να πει. Μισό λεπτό λοιπόν, διαβάζω να μείνει, μπάμα, μορφέ. Α, μην είναι μπαμμό μου, Εντάξει, μου λέει για το θέμα του Τσοχατζόπουλου. Να φύγω, mm. μάλλον έχει. Τι Σεπέρι... να πω, Να πει. Αυτό που, που λέει για τον Τσοχατζόπουλο και... να διαβάσει τα βιβλία μου, να δείτε ο παππού του. Ότι ήταν αγαπητό στο Υπουργείο Υπουργό. Και λοιπά, ναι. άσχετα μετά που πήγε να παίξει πολύ, και με πολύ, Ρώση, Ρώση, τα ρώσικα ναι. οπλικά συστήματα και λοιπά. Και όχι. από εκεί ξεκίνησε το και τον Περθαίο. Το Μπερ θέμα είναι αν έκλεψε, όχι αν ήταν αγαπητό. Δηλαδή, ναι, ναι, ε, μπορεί να έχει τεχνοτροπίε και τα λοιπά, α πούμε, για να είσαι αγαπητό. Το θέμα είναι να είσαι και αγαπητό. Καλό είναι να είσαι αγαπητό. Ενδεχομένω να έκανε και κάτι στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Δεν ξέρω. Ναι, είναι δηλαδή. εσωτερικά αυτό. Αλλά, αλλά ρε μου, ξέρει, όταν παίρνει τι μίζε, είναι άσχημο. Είναι άσχημο με την έννοια ότι αυτά ήταν λεφτά για να έχουμε ένοπλες δυνάμεις ισχυρέ. Ναι. Δεν ήταν λεφτά για να μπαίνουν στις έπεστος. Εδώ κλείσανε, ναι. έχουμε τέσσερα αναφυγή, αναφτιλιακή χώρα, ότι κινείται στα τρία ε, αντικείμενα στον πλανήτη, στα τρία αντικείμενα στον πλανήτη, το ένα κινείται με λινόκτητα πλοία ασχέτου σημαία. Και Έλληνες εφοπλιστές και λοιπά. Εντάξει, λοιπά. Και έχουμε τέσσερα κεφάλαιο... ναυπηγία κλειστά. Ναι, αυτό δεν είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Που αν ανοίξουν θα, ανοίξουνε, θα πάνε 200.000 κάτω η ανεργία. Όπως κάνει η αριστερά στην Ελλάδα να στοχοποιεί στον εφοπλιστή. Να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει τι κάνει ο εφοπλιστής εμένα. Εμένα με νοιάζει ότι φέρνει χρήματα από έξω μέσα. Και τα ίδια πλουσιοπάροχα αυτούς αυτό... που ασχολούνται εδώ και δουλεύουν. Αυτό με νοιάζει. Τέλος. Έτσι. Λοιπόν, τον αστοχοποιεί τον εφοπλιστή, ο εφοπλιστής έπρεπε να τον έχουμε στα όπα στην Ελλάδα. Διότι είναι το μόνο υγιές, ο μόνος υγιής πυλώνας στην ευρύτερη κοινωνική δομή αυτού που λέγεται Ελλάδα. Ναι ή όχι. Ναι. Ένα Ορα, φίλος, είναι... φίλος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης, λέει «Κύριε Γουρί να μας πείτε την αλήθεια, το ψεύτικο δημιούργημα χωρίς βάση, τι σημαίνει φασίστας, είναι…» ε, ε, ε, «Ναι, τώρα εντάξει, ο φασισμός... πείτε την αλήθεια ότι είναι ψεύτικο δημιούργημα χωρίς βάση». Αυτό ε, θέλει να ε, ακούσει. Ε, η λέξη «φασισμός» έχει γίνει καταχρηστική. Δηλαδή, είναι, είναι κατάχρηση. Ναι. Η λέξη ή όπω και ναζισμός, είναι συνειφασμένα, απόλυτα, με συγκεκριμένα εθνικά κράτη, τη συγκεκριμένη ιστορική του στιγμή. Δηλαδή, ο φασισμός, όπως και δυστυχώς, πέφτουν στην παγίδα και όλοι αυτοί οι φιλελέδε ή οι ψευτοδεξιοί και τα λοιπά και άμα θέλουν να βρίσουν κάποιον, του λένε είσαι φασιστάς. Ναι. ναι. Πείσαμε, που μπορεί να μην ξέρετε θα... την τιμολογία ναι. της λέξεως. Οι λέξη φασισμός είναι συνηφασμένοι με το συγκεκριμένο πολιτικό καθεστώς του Μουσολίνη στην Ιταλία, το οποίο είχε πολύ μεγάλο λαϊκό έρισμα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν όταν έπεσε ο φασισμός στην Ιταλία, ο Τολιάτη, ο κομμουνιστής ηγέτης, να απαλλάξει αυτό που δεν κάναμε εμεί εδώ για τα τάγματα ασφαλεία, να απαλλάξει όλου του φασίστε. Διότι είπε ότι αυτοί είχαν μία λαϊκή βάση. Δεν υπήρξαν αυτά οι δίκε που γίνανε εδώ στην Ελλάδα Να. για του λεγόμενου Γερμανοελιάδε. Πού στην Ιταλία, Να. τη στιγμή που είχαν κρεμάσει ανάποδα τον Μουσολίνη το και από ποιον προερχόμενο, από Α, τον Ελληνικό Συνταγματικό Κόμματο. Λοιπόν, ο φασισμό ήταν. Και το ο... είχε πει και με άλλο τρόπο, ποιος... mm. μετά με γενέστερα ο Μπερλίγκουερ. Μάλιστα. Που είχε το 55% και λέει η κυβέρνηση: Δεν κάνω. Τώρα θα μου πει επί τη ουσία γιατί η Ιταλία είναι πιο προηγμένη. Από την Ελλάδα, όπω για να το κάνουμε πνευματικά, άσχετα εμεί αν λέμε ότι είμαστε ούνα ράτσα ούνα φάτσα, δεν έχουμε καμιά σύγκριση με την Ιταλία δυστυχώ. Η Ιταλία βγάζει αεροπλάνο, φτιάχνει τρένα, κάνει, έτσι, αυτοκίνητα. κάνει και τα λοιπά. Θα μου πει ότι εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί που ήταν κομμουνιστές ξέρανε ότι είναι πρώτα ξαδέρφια του οι φασιστέ. Μιλούσανε, άσχετα αν ήταν πιο επικεντρωμένοι στον εθνικό του ρόλο οι φασιστέ, ναι. αλλά ω προ την κοινωνική του νοοτροπία και κοινωνική του πολιτική ήταν πάρα πολύ κοντά. Εντάξει ναι. και καλό ή κακός ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο κάθε πλαστήρα και οι διάφοροι πολιτικοί Έλληνες τότε ήταν όλοι, ήταν όλοι ε, θαυμαστέ και φίλοι του Μουσολίνη. Ο δε Πλαστήρας όταν έκανε το κίνημα έλεγε στο Βενιζέλο μου του λέει τι πας να κάνεις του λίγου ο Βενιζέλος που χάσαν τις εκλογές Ό,τι έκανε ο Μουσολίνη λέει στην Ιταλία. Επίσερε εσύ του λέει τον Μουσολίνη να έρθει στην Ελλάδα να το κάνουμε αλλιώ, δεν θα γίνει του λέει. Και δεν έγινε. Ναι. Λοιπόν θέλω να πω ότι ο φασισμός ήταν ε, ε, εκβλάστησε στην Ιταλία. Δεν μπορούσε πουθενά αλλού να γίνει η εισαγωγή. Αυτό που λέμε καταχρηστικά μιλάμε για φασισμό στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει όταν πρωτοδημιουργήθηκε αυτό το ημιτασιόν στην Ελλάδα ως φασιστικό κόμμα από τον Ιψηλάντη, απόγονο του Υψηλάντη, ξέρει ποιο προσεχώρησε από την λοιπόν. Αλεξάνδρεια, ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Τα έχει δημοσιεύσει ο Λαβύριδος αυτά από τα γράμματα από την Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, μην το βλέπετε έτσι. Δηλαδή, άλλο είναι η θεωρία, άλλο είναι οι κατάληξεις, άλλο είναι οι ύβριες και τα λοιπά. Και αναεποχή. Τι υπόσχε είναι η εποχή. και κάτι άλλο που το θυμήθηκα τώρα. Το 1984 ήμουν προσκεκλημένος στη Σοβιετική Ένωση επί Αντρόποφ. Και αφέλώ τότε κι εγώ χρησιμοποιούσα την λέξη φασισμός με την υβριστική του διάσταση. τι μου, ότι δεν δε σε πολύ καταλαβαίνουμε, μου λέει. Το φασισμός εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε ως ύβρι, Το αντιλαμβανόμαστε ως ένα αντίπαλο μεν, αλλά άλλο κοινωνικό καθεστώς, μου είπανε οι Σοβιετικοί. Mm. Εμείς εδώ πέρα τα έχουμε πάρει στο τραλαλά σε αυτές οι ορολογίες και τα λέμε έτσι στον αέρα. Αυτά. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε τώρα, επειδή έχεις και δουλίτσες. Εγώ, τι θε τώρα, κλείνουμε σιγά-σιγά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κλείσουμε, εξάλλου θα παίξω και επανάληψη. Βάζω για άλλε επανάληψει, εδώ θα είμαι και λοιπόν. Να δω μόνο αν έχουν. Ο, Μιχ... ο Καβάφη και ο Τσιτσάνη, λέει ένα φίλο μου, ήταν μεγάλοι αφυπνιστέ. Λέει ο φίλο μου. Τι λέει, τι λέει. Ότι ο Καβάφη και ο ήταν μεγάλοι αφυπνιστέ. Εντάξει, ναι. Όχι μόνο ο Καβάφη και ο είναι και άλλοι. Αλλά ο Τσιτσάνη όντω ήταν. Ο Τζόνα Σάλτ, λέει η φίλη μου, η Θιάτρια, ή ο Λόγο, στην κυριολεξία χάρισε στον κόσμο το εμβόλιο τη Πολιομελητήδο και αρνήθηκε να το πουλήσει σε φαρμακευτική εταιρεία. Και ω κατάληξη λέει: Άξιοι άνθρωποι υπάρχουν παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά πούνται την ώρα που χρειάζονται είναι το λέμε θέμα. Δεν λέμε ότι άξιοι, αξί... ίσα ίσα. Εμεί λέμε ότι πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι υπάρχουν τώρα αλλού και όχι στην Ελλάδα. Αυτό λέμε. Το θέμα είναι, εγώ θα το λέω, επειδή βλέπω κάθε μέρα τι γίνεται, όλα τα χρόνια αυτά που με εδώ σε αυτό το χώρο, χώρο και κινούμαι, Αλλά όλοι αυτοί οι άξιοι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι άξιοι άνθρωποι που υπάρχουν, καιρούς, υπάρχουν ναι. στον διεθνή χώρο, ναι. δεν υπάρχει ένας που, που να μην ανάγει την επιστήμη του, την τέχνη του, το πνεύμα του, την ποιησή του, τη λογοτεχνία του που να μην την ανάγει στην Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα έστω, αλλά όλοι... Και οι εχθροί εκεί αναφέρονται. Η αναγωγή είναι εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Αυτή γι' αυτό είναι άξιο. Γι' αυτό μιλάμε για ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, που περιλαμβάνει και τον Αμερικάνικο και εμπολίσει στον Ρώσικο, διότι είναι δομημένος επάνω σε αυτό το λεγόμενο τότε ελληνικό θαύμα. Λοιπόν, πριν φύγει, επειδή δεν το θήξαμε, θέλω να έχουμε καταγεγραμμένη την άποψη σου. Είπε μερικά με, στην αρχή με τους ε, επενδυτές που έρχονται από εκεί και λοιπά μια κουβέντα δει όπως αναπτύσσεσαι τη σκέψη σου περί τα ελληνοτουρκικά στη φάση που είμαστε και με όλο αυτό το γαυγά που γίνεται και λοιπά στον ήταν ο Πομπέο εδώ λέει, Κέταξε, εγώ, όλο αυτό άκου, άκουσα, πειδή είμαι, έχεις άποψη είμαι, ε, η άποψη την οποία έχω εγώ και την είχα πάντα Μάλιστα το είχα σε μια... Είχε γράψει ένα φίλο ο Βαγγέλης, ο Παπαδόπουλο. Είχε γράψει πριν από αρκετά χρόνια ένα βιβλίο λέγοντα Ερντογάν. Έτσι ανα... αναφερόταν και είχε κάνει τη βιογραφία του Ερντογάν. Ναι. Και ήμουν στο πάνελ που παρουσιάστηκε. Μάλιστα. Ε, μάλιστα ήταν και ο Τούρκο πρέσβη. Παρών. Παρών. Στο Στην πάνελ. Σε μία έγινε βεβαίω. Στο πάνελ κάτω. Ο Τούρκο πρέσβη ήταν. Α, στο, στο ακροατήριο. Στο ακροατήριο, ναι. Μάλιστα. Και Εγώ εκείνο το οποίο είπα ήταν μάλιστα η εποχή τότε που η Τουρκία θεωρεί το, ε, ξέρεις, το μπουμ, το οικονομικό, το μεγάλο. 8% ναι, το χρόνο και λοιπά. Δεν, δεν έπαιζε ακόμη, ας πούμε, κάποιες αμφιβολίες για την... Έλληνο-τουρκική φιλία και, και τέτοια. Ε, με τον Μαγαρίτι τον Αλέξανδρο Ιμουνα στο πάνελ το δένει, ο οποίο ήταν ε, ένθερμος υποστηρικτής τη Τουρκική. αυτής το θεωρούσε σαν πολύ δεδομένο. Ναι. Εγώ είχα την άποψη ότι η Τουρκία είναι μια, και το είπα, μια Φρεσκοβαμένη. Πολυκατοικία. φρεσκοβαμένη. Και θα πέσει με τον πρώτο μεγάλο σεισμό, είπα τότε. Ναι. Και το πρόβλημά μα είναι να μην πέσει επάνω μα. Και αυτή είναι και τώρα η άποψή μου. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι είμαι καταρχά υπέρμαχο τη ελληνοτουρκική φιλία, αλλά για να τα ταγκό θέλει δύο. Θέλει να το θέλουν και αυτοί. Όταν λέω υπέρμαχο, και έχω κατηγορηθεί γι' αυτό. Έτσι, από ακροδεξιούς και κύκλου έχω κατηγορηθεί γι' αυτό. Στο θεωρητικό ναι. επίπεδο Δι... μόνο. Όχι στο πρακτικό επίπεδο. Το πρακτικό επίπεδο για μένα είναι ότι να είμαστε φίλοι, αλλά οι, οι καλοί φίλοι γίνονται με τους καλούς τύχους ναι. Να τα βρούμε με την Τουρκία. Είσαι υπέρ τη Είμαι υπέρ της διχοτόμησης της Κύπρου να πάρουν το ένα κομμάτι να γίνει η Τουρκία Αυτό και, το άλλο λίγο κομμάτι, ακραίο, σύνδεω, δεν και το άλλο κομμάτι να γίνει η Ελλάδα. Α να έρθει εδώ όλο. Λοιπόν, το ένα ακόμα και ναι, Ελλάδα. Το ένα κομμάτι τη Κύπρου θα είναι Ελλάδα, Ελλάδα. Και το άλλο θα είναι Τουρκία. Να μην είναι ανεξάρτητο κράτο Τουρκία. Όχι, όχι η εκεί προεξαρτοκράτο. Περιφέρεια τη Ελλάδα. Όχι, ναι βρίσκουμε τη δικαιολογία να του αφήνουμε για να σκοτώνονται για να μα του φάνε όταν είναι ανεξάρτητο. Κατσέ, ένα γιατί ο, ο κόσμο εντάχει είτε, αυτά τη διεύθυνση που έχει εξή χρήστη. Είναι τελείω μεσηχωρή να μην πω το όνομά του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία πριν από λίγο και τέλο στρατηγό και είπε. Εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε Κύπρος που του πάνε το, το γεωτρύπανο. Αν αρθούν οι Τούρκοι σε εμάς... Ναι. Εμεί δεν είμαστε Κύπρο, είπε ο Έλληνα τέο στρατηγό και μάλιστα ε, υποτίθεται ε, και καλό. Ε, ωραία, νι... άμα ξέρει το όνομά του, νι... πάρει νι... μια μπαταρία νι... δώρο, ρε Χρήστο. Μην νι... νι... βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Να του πα δώρο μπαταρία. Και τρελάθηκα, τον άκουσα και λέω, δε τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η δικαιολογία ότι εμεί δεν είμαστε Κύπρο. Όχι, είμαστε Κύπρο. Και ότι ο Κύπρος Κύπρο κοίται μακράν. Και το, το έχω πει σαν τσιγάτο. Ναι, ναι, η Κύπρο κοίται μακράν. Η Κωνσταντινούπολη κοίται εγγύη. In a three hour... Τρει ώρε από χιλιόμετρα. τα σύνορα. Έτσι. Μην βρίσκουμε λοιπόν τι δικαιολογίε, είτε μακράν, διότι η το, λύση του κυπριακού προβλήματο, εάν φτάσουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία, δεν περνάει από την Κύπρο, ούτε από τη Λέσβο, ούτε από τη Σάμο, περνάει ούτε από τη Χίο, που δεν θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε στην πρώτη φάση, αλλά περνάει από το αν είμαστε ικανοί να μπούμε στην Κωνσταντινούπολη. Το είπε και ο Λιγερό Αυτή προπέδω. είναι η λύση. Αυτό Εντάξει. Είπε. Και τα είναι, ξέρει, παπαρολογίε. Λοιπόν, αλλά να επανέλθω στην είναι ο τουρκική φιλία στην οποία εγώ τι πιστεύω. Λοιπόν, Ό, πριν επανέλθω σε ένα λεπτό, ναι. επειδή ο κόσμο δεν έχει τη διεύρυνση που έχει, εσύ ναι. λοιπόν, εσύ λε ω Γκούδη και είσαι και πολιτικό να ενωθεί η Κύπρο με την Ελλάδα, ναι. άρα να είναι επαρχία μέσα, παύλα μέσα, περιφέρεια. Πρόσεξε, μέσα σε ένα ευρύ φάσμα, φάσμα. διαπραγματεύσεων, ναι. τι οποίε τι έχω στο μυαλό μου και θα στι πω όλε, λέω θα διαπραγματευτούμε με την Τουρκία. Θα αφήσουν την αμόχαστο, αμόχωστο, ενδεχομένως θα πάρουμε και κάποιο κομμάτι από χώμα από εκεί. Δεν με ενδιαφέρει τόσο. Αλλά το ένα κομμάτι θα λέγεται Τουρκία και το άλλο θα λέγεται Ελλάδα. Ελλάδα. Και θα είμαστε εμείς τον ευθυνό μας. Όχι αυτά τα σκατοσχέδια που κάνουν και δι, διζωνικές και το ένα και δι, το άλλο. Όπου και... οι Τούρκοι γεννάνε ας πούμε και σε 100 χρόνια θα είναι Τουρκία επειδή θα έχουν γεννήσει. Σε 30. Και εμείς δεν θα λοιπόν, γεννήσουμε. Οτιδήποτε συμφωνία μεταξύ δύο εδώ. Γίνει στην Κύπρο, σημαίνει τουρκική Κύπρο. Είτε σε ένα χρόνο, είτε σε 10 χρόνια, είτε σε εκατό χρόνια. Mm. Αλλά σημαίνει τουρκική Κύπρο, άμα μείνει ανεξάρτητη. Άρα να λοιπόν, μην είναι από ελληνική Κύπρο. Να γίνει τουρκική Κύπρο. Να μην είναι Κύπρος, να ελληνική. Να μην είναι ελληνική. Να μην είναι δεν είχαν ένα 30% πόσο, είχαν ένα 20 του πληθυσμού. Ωραία, χάσαμε να σου Ένα 18%. Χάσαμε, ήταν. ωραία, 18%. Χάσαμε στον πόλεμο. Δεν είχαμε την αντοχή να πολεμήσουμε, αυτό να το ανακαταλάβουμε. Mm. Ω πότε αυτό θα μένει. Ότι θα το διεκδικήσουμε, θα το διεκδικήσουμε όπως διεκδικούμε την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Με το gay, pride, με το gay λοιπόν, pride μπορεί πόσο, να πας, άρα, να κάνεις gay pride. Άρα αποδέξου μία πραγματικότητα και πες ωραία πάρτε αυτό το κομμάτι, αφήστε το άλλο κομμάτι να είναι Ελλάδα. Να λυθεί στιγμή, το θέμα. Ναι, αλλά έχει και παρακάτω. Το παρακάτω πες το τώρα. Το παρακάτω είναι... Γιατί στο τέλο θα μοιράσουμε τα πετρέλαια. Τη θάλασσα να τη μοιράσουμε τα πετρέλαια. Αλλά για να το γίνει αυτό. Κάποιοι υγιεί αναλυτέ το να έχουν πει. Σε βάθο χρόνου θα πάνε, λέει, στο τραπέζι. Για να γίνει αυτό. Όχι σε βάθο χρόνου. Περίμενε αυτό. Δεν λέω σε εκατό. Είναι σήμερα ο Πομπέο αυτό. Εντάξει, τον πήρα συνέντευξη. Το άκουσα. Θα σου πω. Το κατάλαβα, αλλά ναι, δεν είπα τίποτα. Θα σου, ναι, θα σου πω. Εντάξει, δεν είναι εκεί προφανώ. Αλλά για να γίνει αυτό. την Κωνσταντινούπολη. Είχε ελληνική μειονότητα αμφούσα και μεγάλη. Και βάλανε το... ναι. τον φόρο τη περιουσία και του το πήραν και διώξανε τον πληθυσμό τη Κωνσταντινούπολη. Και με 1500 ε... άτομα τώρα. Ναι, εμεί δεν του πειράξαμε και δεν του διώξαμε. Του μουσουλμάνους, θέλει, Τούρκου θέλει όπω θε πριν. Απ' πες, τη Θράκη. Τους, της Θράκης δεν του πειράξαμε. Ναι. Οπότε σε μια τέτοια συμφωνία καλών τείχων, α του πάρουν από εκεί και α του πάρουν στη Βόρεια Κύπρο που θέλουν να του πάνε. Ναι. Μια ναι. τέτοια συμφωνία φίλων. Μια και φέρουν Ας, εδώ αλλοδαπού, α στείλουμε και εμεί. Μόνο. Μπορεί είχε 200.000 Έλληνε, πόσου είχε. Μόνο. Μπορεί να είχε, 180-200, τόσου νομίζω είχε. Στην είχε... ακμάουσα περίοδο πάρα πολύ. Διωγμό, μα του διώξατε. Ε, βαρλίκ Βεργισσή, 195-64. Το, το βαρλίκ Βεργισσή που περάσανε ήταν το ένφια. Του βάλανε για του Έλληνε, τεράστιο ναι. ένφια. Και δεν μπορούσαν να την κρατήσουν. Του διώξατε, θέλετε να είμαστε φίλοι. Πάρτε πίσω και τη δική σα μουσουλμανική σλουμανική μειώνοντα, αυτού λέτε ότι είναι και Τούρκοι. Yeah. Όχι θέλουν βέβαια. Όχι θέλουν, εννοείται. Είναι αυτό το μάκκι είναι έτσι είναι αλλιώ και λένε όχι, εμεί μα θέλει. Μπορεί να μα είμαστε... θέλει. Και αυτού έχουμε κατάλληλε. Είναι μαλληνε. Οι άλλοι λοιπόν, όσου λέτε εσεί, Τουρκου, ποιο λένε παιδιά τουρκού, ποιο λένε τουρκού εσεί. Όχι σε πάρτε, το. πάρτε του και ποιο λένε ότι είναι Τούρκη. Πάρτε με το προξενία σα και πηγαίνετε στην Κυρίγία. Μα την πείρατε ωραία πάρτε την. Ναι. Αφού τα χωρίσουμε έτσι, πάτε και τιμή στο Πετρέο, δηλαδή η κοινοπαξία, έτσι. Κοινοπραξία, τι να κάνεις, δηλαδή, να σου πω κάτι. Όταν δεν μπορεί να κάνεις Α, διαφορετικά. Αγράδεις. έχουμε, Είμαστε, την Τουρκία την έχουμε πνίξει από απόψε ως θάλασσας, έτσι. Ναι. Ναι. Αλλά δεν κρατήσαμε τις δυνάμεις μας. Το ναυτικό μας τότε είχε ενδόξες ναι. ναυμαχίες της ναι. Έλλης, ο Αβέρο και, και τα λοιπά. Έτσι. <σφυ> Τώρα τι έχουμε, ίμια. Ναι. Τώρα τι έχουμε, στην Ξέρα έπεσε το Έλλη. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε γίνει παρακατιανοί. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα δικά μα. Αυτό που είπε στην αρχή του κουβέντα. Ναι, το είπα γιατί το λέω. Ότι κάνει διαπραγμάτευση. Το είπε ο Πομπέο σήμερα. Το ρώτησαν, τον πήρε τη συνέντευξη ένα δημοσιογράφος τη Σέρτοφ, τη νομίζω λέγεται, ναι. το οποίο θα παιχτεί την Τετάρτη. Και δείξαν χθε ένα μικρό απόσπασμα. Και τον ρώτησε αυτό και του λέει: Άμα μπει η Τουρκία και λοιπά, τι θα κάνετε. Λέει, θα δια τη οδού. Ναι. Θα σα βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε όλοι να, έχετε, να μην είστε παραπονεμένοι. Άρα θα λειτουργήσει Τίποτε, η τουρκική φιλία. Το είπε. Όλα τα άλλα που λένε. Εντάξει, πολύ καλά κάνουμε με του Αμερικάνου. Όλα καλά, διότι θα πρέπει να έχει και ένα θείο να σε βάλει στο τραπέζι. Όχι. Όσο να σε καρπαζώσει ο άλλο, δεν θα έχει ούτε το θείο σου να σε προστατεύσει. Ναι. Και τη συμφωνία των Πρεσπών που λένε οι Αμερικάνοι την κάνανε αυτή. α. Και, κατορθώσαμε, όνομα, και κατορθώσαμε, όχι, μη, με σχολή. Κατορθώσαμε ένα επισήμω στο κράτο αυτό να λέει ότι δεν έχουμε σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία και τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Εμεί τώρα οι φάσει είναι αυτή, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι μπροστά. Μου μας. Όμως τώρα, το ακούει σε τυπράκο όμω τώρα, αυτό που λέει. Και καθόλου τυπράκω. Η φάση είναι μπροστά μα, ότι και να γινόταν το πρόβλημα αυτό θα το είχαμε μονίμω μπροστά μα. Αυτό που χρειάζεται είναι. Ε, παρουσία μας στα ακαδημαϊκά φόρα και στα διεθνή μέσα με συνεχής όμως. Ναι. όχι το λέμε μια φορά και φεύγουμε, ναι. η συνεχής και η, το σαφές που το ξέρουν όλοι και λένε παιδιά Μακεδονία χωρίς Μέγα Αλέξανδρο υπάρχει. Ναι. Υπάρχει έννοια Μακεδονία χωρί Αλέξανδρο. Όχι, βέβαια. Το επίσημο αυτό κρατήδιο η Βαρκεδονία λέει ότι δεν έχουν σχέση με το Αλέξανδρο. Έχετε το στο μυαλό σα. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. <coughs> Που το έχω πει και σε σένα το έχω πει εδώ στι εκπομπέ μα και το έχω γράψει και το λέω και το ξαναλέω και κανεί δεν συγκινείται. Εμεί πόσα εκατομμύρια τουρίστε έχουμε το χρόνο. Τώρα λένε 20-25. Λοιπόν, και 10 σου πω, να μην έχουμε. Οι Βορρακεδόνες επάνω και η Βορρακεδονία έχουνε μηδέν. Ναι. Σε τι μας χαλάει και όχι μόνο για τη Μακεδονία ναι. τη στιγμή που τους μοιράζουμε δωρεάν το χάρτη της Ελλάδος ναι. άμα πας στα περίπτερα εδώ το έξω από το μουσείο και λοιπά εγώ έχω πάει τρεις τέσσερις φορές και επειδή μου αρέσουν οι χάρτες έχω πάει τρεις τέσσερις φορές δωρεάν δίνουν χάρτη και στα αγγλικά της Ελλάδος. Γίνεται δηλαδή ένα μεγάλο εκτυπωτικό έξοδο ναι. για να τους δίνουμε στα χέρια τους δωρεάν τον οδικό χάρτη και πώς είναι η Ελλάδα. Ναι. Σε τι μας πειράζει να εκδώσουμε και έναν πολιτιστικό χάρτη της Μίζωνος Ελλάδος, ναι. πώς είμαστε παλιά και πού, ε, και, και πού είναι τα μνημεία μας, ναι. γιατί μας πειράζει. Τα σύνορά μας θα τα έχουμε στο χάρτη, πια ναι. είναι τα σύνορα. Η απολονία λέγεται φύερη. Ναι, σαν έκφανση του πολιτισμού μας, σε τι μας πειράζει. Του παλιού, του παλιού. Ναι, Έτσι, φαινόταν, Το Δειράχιο, όλα αυτά. Η Έφεσος, το ένα, το άλλο, ναι. το Ρήγα που λένε... Ο Ρήγας, ο Ρήγας θα έχει πει αυτά. Τον ο θα αυτά. Ότι ο Ρίγα ε, μιλούσε για βαλκανική ομοσπονδία και κου, για κουροφέξαλα. Ναι, μιλούσε για βαλκανική ομοσπονδία με ελληνική γλώσσα και έβαλε τη χάρτα της Ελλάδος. Mm -hmm. Δείτε δεν υπάρχει χάρτα της Ελλάδος. Έτσι, έτσι, έτσι. Πώς την τετλοφορεί η Ελλάς μετά τον επί απεικειών Όλα αυτά τα Βαλκάνια και τη Μικρασία, α πούμε. Μήπω γίνει στο μέλλον αυτό, Ναι. Ε? Μήπω γίνει στο μέλλον. Ο Ζάεφ ε, τώρα... πέταξε μια, μια τάκα προχτέ, ο Ζάεφ. Κοίταξε με τώρα το μέλλον να είναι Λες ή ελάσματα των πηγών αυτή. Μπορεί. Ήθε. Όπω έγραφε και ο Κολοκοτρόνη στην περικεφαλαία του, είχε τη λέξη ήθε. Ήθε. Ναι. Μακάρι. Ο Ζάεφ προχτέ πέταξε μια τάκα αυτή που είπε τώρα. Ποιο Ο Ζάεφ. Ναι, ο Ζάεφ. Ναι. Τι είπε αυτό. Που Ζάεφ ότι... σημαίνει. Α, όχι, Ζάιτσι είναι ο λαγό. Ζάεφ είναι ο Ζεφ λέει. Ναι, ο Ζεφ είναι, εντάξει. Ναι. Καλό αυτό. Καλό Ζάεφ, Ζεφ. Εντάξει, Σκόπια ρε παιδί μου, τα Σκόπια τι είναι, Σκόπια. Μα ε, έχουμε ε, και, ε, και καμιά 250.000 Έλληνε. Σκόπια, Σόφια, Σοφία, Σκόπια, Σκόπια τι είναι, λέξεις, Σκόπια ή, ναι. του Βυζαντίου ήταν εκεί. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Απλά... Δεν μπορούν να ξέρουν. Ξεβα... Άγκυρα. Λέμε Άγκυρα η πρωτεύουσά του. Η σημαία του είναι Βυζαντινή των Τούρκων. Ναι, και ξέμε. Αλβανών το, το, το, το ο, ο εθνικός τους είναι λοιπόν, τι ο Καστριώτης. Ε, ο Καστριώτης; ο Σκεντερμπέης. Ο Μέγας Αλέξανδρος. τους Ο Καστριώτης, Ο ναι. Η Σκεντερ είναι ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. <laughs> ναι. Αυτό να δουμε έξυπνα <Τι> Τώρα λέει ελέγχουμε το ενενάριο χώρο τους με την έννοια τη ασφάνειας. Αυτά τα είχα πει τότε, είχα μία συζήτηση. Γιατί το... κάποιος είπε εδώ <συντή> ότι μήπω είναι στενό, πως το είπε η άποψη του καθηγητή, αλλά γι' αυτό σου είπα Για ποιο θέμα. Γι αυτά που λέει ότι είναι, είναι στενή η σκέψη του καθηγητή. Δηλαδή να... Στε... Στενή για ποιο θέμα. Δεν λέει πάνω σε αυτά που συζητάμε ότι σύνορα με την Τουρκία στην Κύπρο, άρα να είναι Ελλάς κλπ. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, αν εγώ... αντιλαμβάνω. Αυτή αυτήν την αίσθηση έχω εγώ. Ιδάλω, πρόσεξε να δει. Πρέπει να διώσουμε. κατεβάσουμε σοβρακό, Ιδάλω. Ε, ε, όχι. Όχι, oh, δεν είμαι αυτή. Ah. Ιδάλω, εάν ας πούμε, τέτοιου είδου διαπραγματεύσει ε, βλέπουμε είτε πριν να τι αρχίσουμε είτε κατά τη διάρκεια του ότι δεν λειτουργούν, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να ανατάξουμε τον ψυχισμό του πληθυσμού μα και να πούμε νυν υπερπάντων αγών Έτσι. Εντάξει, Γιατί όπω είπε ο, ο Μιλτιάδη. Έγραψα τουρκός... ε, ένα εδώ. Ο καλό Τουρκό είναι ο σκοτωμένο Τούρκο. Όπω είπε ο Μιλτιάδη, αυτοί μπορούν να πάνε σε πίσω. Εμεί δεν έχουμε δεν που έχουμε. να πάμε. Ναι, λοιπόν αυτό είναι υδάλω, το Ιδάλω. Ή θα κάνει αυτό και θα δει ότι υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί εντάξει, είναι μια μεγάλη. Να σου πω κάτι. Και αυτό το μίζερο ότι βρήκαμε, ξέρει, στο πετρέλαιο εμεί και όλοι λένε. Όχι, όχι, όχι, όχι το... αυτό είναι δικό μα. Δικό σου είναι ότι μπορεί να κρατήσει, φίλε, πρώτον. Ναι είναι ότι μπορείς να κρατήσεις από και την Άγλια αρχή τη ιστορίας παροιμία, έχουν και μια παροιμία και λένε άμα βρω στο κτήμα μου στο, στο αυλή μου γιατί οι Άγγλοι έχουν σπιτάκια με αυλές ναι. στην άκρη της αυλής μου που είναι δίπλα στο οικόπεδο του γείτονα ένα ντενεκέ χρυσό καλό είναι να το μοιραστώ με το γείτονα για να μην έρθει αρθινάμε... να με. το μοιραστώ με το γείτονα. Στην περίπτωσή μα, μάλιστα, όταν ο γείτονα κρατάει καλάσνικοφ. Για να μην Και χρώμο. εσύ έχει να πούμε κυνηγετικό όπλο, ναι. ίσω είναι καλό να το σκεφτούμε. Ναι, δόστο εσύ... και κάτι. Ναι. Να υπάρχει μια. Ναι, και οι Αγγλοί το κάνανε κιόλα αυτό. Χαζήσει ζήσει εγώ 70, όταν είχαν το λεγόμενο πόλεμο τη Σαρδέλλα με την Ισλανδία Μπράβο. στα νερά εκεί. Ναι. Ξέρετε, και πηγαίνανε και ναι. για να προστατεύσουν το... ποιο θα ψαρέψει σαρδέλλες, σαρδέλλες. Που, είναι... που θα πάει το κύμα με το. Και τελικά το κοπάδι. Το σκεφτείκαν οι Άγγλοι και με βάση αυτό που σου είπα υποχωρήσαν. Και πάνε εντάξτε, δεν βάριες, παραδείξτε πίσω. Έχει για όλους. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Ένας φίλος εδώ, θα, πάμε, θα κλείσουμε, νομίζω δεν το καταλάβω όλο το έργο, κάτι δίκαιο μου αντίληψει, λέει ο φίλος μου ότι λάρισα τέτοιου είδους παραχωρήσεις που εξαρτώνται από πρόσχερες καταστάσεις δεν είναι έξυπνες κινήσεις αλλά κινήσεις πανικού. Ποιες είναι οι πρόσκειες καταστάσεις. Αυτά που τρέχουν τώρα τα γεγονότα. Ναι, γιατί βλέπει, καμία, βλέπει αυτή τη στιγμή Κάποιο άλλο... ότι αν, αν αυτή τη στιγμή... κοίταξε, εγώ την Τουρκία τη βλέπω να έχει μια πολύ επιθετική ρητορική και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο για λόγους... Λάβ, Τεχνικούς, ναι. έτσι. Εσωτερικής, κατανάλωση. κατά έναν ότι θα ετοιμαστούν να το κάνουν το άλμα εναντίον μας. Ναι, ε, αυτό ναι, άμα τους ανάψει κάποιος λέει... το πράσινο φως. Ναι, όχι, όχι. Εδώ είναι η διαφορά. Δεν υπάρχει πράσινο φως τώρα, είναι ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό και θα σου πω τι σκέφτομαι ότι θα γίνει. Παρακαλώ. Αλλά αυτό που λέει γιατί βλέπει που θενά ανάταξη του εθνικού μα πνεύματο, mm. ώστε να πούμε ότι σε 5 χρόνια θα έχουμε ένοπλε δυνάμει και θα έχουμε την αίσθηση τη ελληνίδα μάνας και του Ελλήνα που κάθε στου. Που δεν έχει να, πάρει να πάει πολύ επί... επί... περιστατικό. Ρε. Λοιπόν, γιατί οι πρόσκαιρε καταστάσει είναι μόνιμε καταστάσει αυτή τη στιγμή. Ούτε σε 10 χρόνια δεν θα υπάρξει αυτή η ανάταξη. Εγώ ξέρει τι εκτιμώσει ο οποίος μακάρι να ζήσει πολύ ο άνθρωπος γιατί μας βολεύει. Ε, έχω καλός πει, το έχω... Ναι, ναι, ναι. ναι. Βγαίνει έξω από το μέγεθός του. Οι Αμερικάνοι δεν θα δεχτούν ποτέ η Τουρκία να περάσει στο Σοβιετικό στρατόπεδο ναι. ούτε να γίνει Ισλάμ. Ναι. Είναι και το Ισραήλ δίπλα. Έτσι. Και Ιράν. Δεν θα το δεχτούν ποτέ. Άρα... Ο Ερντογάν... Είναι η αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε Δεν είναι στα καλά του. Είναι η πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν λέω εγώ δεν είναι γέτη. Αναδιάταξε Χίτλερ, την Τουρκία. Και ο Χίτλερ ήταν η Αλλά το Χίτλερ τον πίασα να και μπήκε στον πόλεμο να τον αφήσουμε αυτή την ιστορία. Ναι. Και καταρακώθηκε η Γερμανία. Ναι. Ο Ερντογάν θα το κάνει το άλμα διότι τον έχουν στριμωγμένο να. Αυτό θα σε ρώταγα τώρα που λέει ένα βίβιο να, να πά και στο κομμάτι τη άλλη χώρα. Θα το κάνει ο Ερντογάν. Δεν θα πάρει αυτά που θέλει, θα τον ρίξουν, διότι άμα δεν είσαι... Βάσει της λογικής, ναι. Άμα δεν είσαι και ο Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, ναι. ο πορθητής, ναι. άμα μετά από δύο-τρεις μέρες σειράξεως γιατί τόσο θα κρατήσει, ε, γιατί κλείνουν τα πετρέφα και διάδοχο κατάσταση, δεν ναι, υπάρχει... Άμα δεν έχεις, ας πούμε, πάρει τη Λέσβο τη Σάμο, τη Χίο, δεν έχεις μπει στη Μισή Θράκη, ε, άμα δεν έχεις τέτοια μεγάλα κέρδη, θα σου πούνε έλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς Εντρο, Ερντογάν Τουρκία. Θα τον φάει από μέσα ο στρατός και εκεί βεβαίως θα κάτσουμε να τα μοιράσουμε διότι οι Κεμαλιστές είναι εντονμέδες, ναι. είναι Αμερική είναι Ισραήλ και είμαστε μια καλή οικογένεια όλοι μαζί. Ειδικά εκεί, η παραλιακή ζώνη, από ναι. εγώ. Και εκεί, αν δεν έχουμε μπει στην Κωνσταντινούπολη, θα κάτσουμε να το κάνουμε. Όχι ειρηνικά, θα έχει μεσολαβήσει ένα πόλεμος. Μπορεί Μερικών να εμερών. πούμε και ειρηνικά. Ρε, παιδί, Μερικών ημερών. Κοίταξε, το ειρηνικά ε, είναι η εκτίμηση η τωρινή τώρα. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Αμερική. Ναι. Ναι, ε, μπορεί να το κάνει ο Μητσουτάκης. Δεν λέω ότι, ότι θα είναι παράλογο. Ναι. Διότι από τη στιγμή που έκανε αυτή τη χοντράδα με τους μετανάστες οι άλλοι μου φαίνεται πιο εύκολα ότι θα περάσει. Θα αρχίσει να λέει τι θέλετε, μανάδε, να σκοτωθούν τα παιδιά μα. Τι θέλετε οι παλιοί που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει διαλύσει το στρατό και κάθεται το πλοίο μα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή που δεν έχουμε στρατό. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντεθνικό. Και τώρα δυστυχώ έρχεται η Τουρκία και δεν προλάβα. εμείς Είμαστε τρει μήνε, τέσσερις μήνε, πέντε μήνε. Τι να κάνουμε, θέλετε να πάμε να κάνουμε κάτι. Και θα κάθε... πει η Ελληνίδα, μάνα, ναι, όχι, όχι, όχι. Δημοψήφισμα. Ναι. Θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα λένε, θέλετε να γίνει κάποιο συμβιβασμό, να τα βρούμε. Ναι, η αυτό και ξέρετε τι σημαίνει. Καλή πόλεμος. γειτονία. Ξέρετε τι σημαίνει πόλεμο, σημαίνει οικονομική καταστροφή. 50 χρόνια πίσω. Ήσο, η συντάξη σα το 1-8 κτλ. Ναι. ναι, αλλά. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να το περάσει ευκολότερα από τη στιγμή που περνάει το μεταναστευτικό. Το, το μεταναστευτικό είναι πολύ κοντρό. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Διότι μετά αυτή εδώ θα είναι. Αυτά τώρα, αν είναι στενά, φαρδιά, αυτά πιστεύω. Εγώ αυτά πιστεύω ότι. ευθύνη των λόγων σου. Και αυτά βλέπω. Εγώ θα βλέπα ότι αν η εκτίμηση των διπλωματών είναι ότι μια λύση συμβασμού με Τουρκία δεν δουλεύει μακροπρόθεσμα, θα έπρεπε να πατήσουμε τις σιρήνες και να πούμε, παιδιά, εδώ αυτοί δεν παίρνουν να απολογιάσουμε. Αφήστε αυτά που λέτε οι μανάδες και πηγαίνετε όλοι σε ομίλους σκοποβολής και μάθετε να βαράτε α πούμε και αφήστε όλα τα άλλα και πάντα οι Έλληνες όταν νικούσανε ήταν λίγοι όλοι οι Ελληνικοί Επανάστας έκανε ένα πόλεμο και δεν, δεν πώς είναι οι άλλοι δεν υπεροπλία αυτό που λένε ότι έχουν υπεροπλία οι Τούρικοι κλπ γιατί είχαμε υπεροπλία εμείς εναντί των Ιταλών Είχαμε υπεροπλία ένα τη Περσική Αυτοκρατορία, είχαμε υπεροπλία έναντι τη Αυτοκρατορίας Αυτοκρατορία, είχα υπεροπλία είχαμε υπεροπλία όταν νικήσαμε του Βουλγάρου στου Βαλκαιρινικού πολέμου. Δεν είχαμε υπεροπλία. Αυτοί είχαν γερμανική πεδία και γερμανικό στρατό, οι Βούλγαροι. Δεν είχαμε καμία υπεροπλία. Ψυχή είχαμε. Λοιπόν, αλλά πού είναι η ψυχή, Λοιπόν, Χρυσταρά. Μπορούμε να κάτσουμε 12 ώρε, πρέπει να φύγει. Φύγαμε, πάμε. Επειδή όμως τώρα δεν είσαι στη μάνη, περίμενα να τελειώσουμε. <σχεδιά> Και είσαι στην Αθήνα, θα ξανάρθεις <σχεδιά> Μία τελευταία ερώτηση. Εσύ τυπικά είναι προ. Είμαι πριν να ακούσει την ερώτηση. Γιορτάει τα Χριστούγεννα. Ναι. Σωστό. Θα σου επιτρέψουν να τα γιορτάσει ή θα έχει τίποτα με, μετιακή που μένεις και θα κάνουν προσευχέ και πούνε Μα ενοχλεί μα. Όχι, ο Χριστό ήταν και προφήτη των Μοαμεθανών, δεν είναι. Ναι, αλλά αυτοί που κυκλοφορούν έξω δεν το ξέρουν. Όπω δεν το ξέρουν. Δεν Λόημα. το ξέρουν τώρα. Ούτε ράτσα, ούτε φάτσα σε αυτά. Στα θρησκευτικά τα βρίσκουμε. Πάντω ε εγώ Χριστός βλέπω όλε τι με τι μαντήλε. Όλε τι μουσουλμάνε με τι μαντήλε. χόντο το makeup είναι τέλειο. Στο χόντο τι κάνουν στο χόντο. Παίρνουν μέικαπ. Ε, οι μαντιλοφορούσε. Τζινάκια, τζιτζί Το κινητό κάνει κανένα χιλιοδιακοσάρι Και κατάλα λέει ε... Ναι αυτή η παράτυπη μετανάστες που πετάνε τα πάντα πλην από το κινητό τους Πετα... Ναι, ναι το... Και έχουν και το κοντάρι Και δεν το βάζουν αλλού Το έχουν για σέλφι Τραβάνε για σέλφι Μάλλον μας έχει αντικαταστήσει ναι, δίκιο, το κράτος Έχουν και το selfie αυτό το κοντάρι Για όνομα θεού Βέβαια ε, Για όνομα θεού δηλαδή του Αλάχ, του Αλάχ. Ναι, ναι. Άρα ε, Τελευταία κουβέντα, μην πει Ισκάστι δράστε, Είσαι αισιόδοξη ή δεν είσαι. Εσιόδοξη για πάντα είμαι αισιόδοξη. Το πώ θα πάει τα πράγματα υπέρ τη ελληνική πραγματικότητα, εσύ, Χριστό. Κοίταξε, εγώ πάντα είμαι αισιόδοξη. Δηλαδή, δεν ναι, δεν ε, είσαι όμω εθελοπάμονε, κύριε Χριστό. Όχι, όχι, όχι. Αλλά δεν πιστεύω στι μικρέ διακυμάνσει τη ιστορία. Δηλαδή στη διάρκεια υπό... των πραγμάτων. Ναι, αφού δεν το έδειξε αυτό, δηλαδή πόσος, πόσα χρόνια είχαμε του Ρωμαίου. Πόσα χρόνια είχαμε τους Τουρκούς. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει μια μαγιά εδώ, η οποία. Θα δουλέψει. Δηλαδή, ναι, θα. Θα έρθει έτσι, θα έρθει αλλιώ, στο τέλο θα του πηδήξουμε. Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο, θα νυχτίζω. Το πηδήξουμε εννοώ το άλμα. Πώς Μα πήρε, πήρε η το Στε... πήρε. και δηλαδή. η που και την, την φασίστρια. Ναι. πώ τη λέγανε. Όχι, η μια που γιατί λέγανε φασίστρια. Γιατί κάτι είχε πει. Είχε πει α, μια η Παπα Χρήσου. Μια... Στο μια... Άλμα Ισμίκο. Μια... Ναι, μια... Η αυτή... οποία έφερε πρωταθλήματα είχε τώρα. Και την είχα δει μάλιστα και στο... σε μια εκπομπή του Χαρδαβέλα τότε. Ναι, ναι. Που ήταν σε ένα πάνελα πούμε, προ... προηγούμενο από το δικό μα. Δεν τον είχε ο Χαρδαβέλα, κάποιο άλλο. Ναι. Και τη είπα: είναι υποχωρεί. Γιατί την είχαν βάλει να αποκηρύξει αυτό που είπε. Ναι. Μην υποχωρεί. Ο κόσμο, α πούμε, λέει, Και μπράβο, καλά και έκανε γιατί. Το αεροδρόμιο τι τη σταματήσανε στο πει, προηγούμενο κάτι... παγκόσμιο. Το ναι, τι είχε πει, δεν θυμάμαι. Θα σου πω Εγώ ναι. είμαι ελέφαντα όπω ναι. και εσύ. Στο προηγούμενο παγκόσμιο στίβο τη σταματήσανε στο αεροδρόμιο επειδή έκανε δηλώσει εναντίον ελαφρομεταναστών κλπ. Ναι. Και ναι. λέγανε ότι τάχει με τον Κασιδιάρη για τέτοια. Ναι. Ένα. Κόπηκε, δεν πήγε και μετά έφανε, Τώρα πήρε. Στου, τρέχουν. Στου, τρέχουσα περίοδο στο στίβο. Πήρε η πανευρωπαϊκός παγκόσμιο θυμάμαι στο μήκο. Είναι ακόμη ενεργή δηλαδή Βεβαίως Άρα. και σηκώνει Άρα. τη σημαία την ελληνική να. Το κατάλαβες ναι. έτσι Ναι δυστυχώς μόνο οι γυναίκες σηκώνουν τώρα την ελληνική σημαία Ε ναι δεν το ξέρεις αυτό ναι. Δεν το είσαι τι είσαι χαζός ναι. Άραστο, εντάξει, Οι γυναίκες είναι. μπορούν να σηκώσουν κάτι ναι. Το θέμα είναι οι άντρες μπορούν ερε εσύ Χρήστο Τώρα οι άντρες σου είπα, ας πούμε, τα έχουν με τις γυναίκες ότι είναι διαβολικά. Πλέον, ας πούμε, το έχουν ρίξει αλλού, ας πούμε, η μόδα είναι αλλού. Ας πούμε, και το έτσι και το αλλιώ. Και τα έχουμε πει αυτά, ότι αυτό είναι καλό μοντέλο για να, για, για να φρενάρει ο υπερπληθυσμός τη γης. Αλλά είναι μοντέλο για εξαγωγή, γιατί εμείς έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Και δεν θα το λύσουν τώρα... Οι Μοαμεθανοί δηλαδή το λένε αυτό, ακόμη και αυτοί οι Νεοδημοκράτε λένε ε, αξίζει, ο... και ψελίζουν αυτό το θέμα. Ο πρόεδρο δεν το έχει πει, ο Παυλόπουλο το 9. Ο Φαυλόπουλο το 7. Ποιο Φαυλόπουλο, όχι που. Μην το κάνει που βουφού που, τώρα πού, εσύ. Ο, δεν άκουσα ποιον, ποιον νοούσε. Παυλόπουλο, πρόεδρο Δημοκρατία. Ο βουλευτή είπε: Ευχαριστούμε του αλλοδαπού που προτιμάνε τη χώρα μα και δεν πάνε αλλού, ναι. Εντάξει, ναι, είναι ευγενής άνθρωπος αυτός Είναι, ευγενής είναι άνθρωπος, δε, δε, το γνωρίζεις προσωπικά Το Μπροκόπη ναι Το Μπροκόπη είμαστε μαζί στην, στην, Στο κόμμα του αυτού Είμαστε μαζί του, του Στεφανόπουλου Αλλά τότε ήταν Α, ναι. Ήταν αλλιώς τότε Τώρα είναι αλλιώς Ναι Δηλαδή το αλλιώ. Κάτσε, Χριστό, εσύ έξινο ήταν συζητή για τη δημόσια διοίκηση, όχι. Είχε κοφτέ και σπαθάτε απόψει. Ναι, αλλά εγώ στη θέλω να σου πει. Επιτήρησε και εγνήτω. Γρήγορο. Γρήγορο. Ιδανά. μαζί. Εγώ ναι. είχα το θέμα τη παιδεία. Ο Μπόπιση ναι. είχε το θέμα τη δημόσια διοίκηση. Ξέρει, ήταν μοιρασμένα τα διάφορα. Α πούμε, πέντε-έξι άνθρωποι είμαστε. Ναι. Και στο συνέδριο που είχαμε κάνει ήταν πολύ ωραίο. Ναι, αλλά εσύ. Ήταν με παλμό, α πούμε, είχε μείνει με παλμό. Ε Κάποια στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό ήταν. Κάποια στιγμή ήταν αυτά τα. Πώ μεταλλάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, Πασοκοπήθηκε. Ναι. Έμαθε, α πούμε, αυτά που έκανε. ρητορική άλλων. Ναι. Ε, ναι, όχι η ρητορική, και οι πράξει και οι σκέψει και το ένα και το άλλο, ας πούμε. Ναι. Και έγινε, ατύχησε γι' αυτό ναι. και έγινε, κατή, κατήντησε πρόεδρο Δημοκρατία. Κατήντησε πρόεδρο Δημοκρατία. Άρα, επειδή ναι, εσύ. Καλύταξε, ναι, γιατί και τον το προκόπη τον φάγανε πολιτικά. Όπω και τον Στεφανόπουλο. Ο ναι, ναι, Στεφανόπουλο δεν μπόρεσε να προσφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι. Διότι ο Στεφανόπουλο, επειδή ήμουν στο κλειστό του επιτελείο, ήταν ένα φοβερά έντιμο πολιτικό. Και σου έλεγε ότι ο δημόσιο λειτουργό δεν χρηματίζεται, δεν τον ενδιαφέρει το χρήμα. Είναι ιδεολογία να είσαι δημόσιο λειτουργό, να υπηρετείς το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Στο οποίο είμαι ο παδό του, του Στεφανόπουλου. Ναι. Ε, τον πετάξανε στη γωνία, διότι σου λέει ότι δεν είναι έτσι ο δημόσιο λειτουργό. Ναι. Ο... Μπα Πάλι... τα χαλάει. Μπήκε η άλλη μεγάλη κορυφή ας πούμε, του πολιτικού, που το εννοώ αυτό ότι είναι κορυφαίο πολιτικό, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης και ο Στεφανόπουλο πικραμμένο και μαζί οι άλλοι. Είχαμε αλλιώ συνεννοηθεί τότε, αλλά δεν ακολουθεί, υπήρχε συνεννόηση. Και ο Ανδρεάς ο Ανδριανόπουλο και ο Μακαρίτης ο Εύρετ, ήμασταν συνεννοημένοι να πάμε όλοι στο Στεφανόπουλο, ναι. μόλι θα έκανε την κίνηση του Στεφανόπουλου. Εγώ ήμουν στη Μάνι. Και όταν έγινε η ρήξη και άρχισαν οι εφημερίδε τη δεξιά να τον καθιβρίζουν αμέσω η λάσποι. Σκώθηκα από τη Μάνη, έφυγα και πήγα στην Πάτρα που ήταν α πούμε και προσχώρησα στο Σεφανόπλο περιμένοντας να δω εκεί τον Ανδρέα τον Αδριανόπλο, τον Μιλτιάδη τον Νέβερτ τον Βασίλη τον Κοντογιανόπλο. Είμαστε συνεννοημένοι όλοι. Και δεν ήταν κανείς από αυτούς. Και τους πέραμε το τηλέφωνο παιδιά τι έγινε. Σε μόνο του. Δεν Μόνος... μας ένα τηλέφωνο αλλάξανε τα πράγματα. Αλλάξαν Είσαι και εσύ αφηρημένος. Ε, ναι, αφηρημένος κι εγώ, δεν το σκέφτηκα. Ναι. Και πήγα, μα δεν μα έπαιρνε, λέει, αλλάξαν τα πράγματα, είναι ναι. ο Μητσοτάκη καλό είναι ο Μητσοτάκης. Άρα πήγα να σου πω πριν, ναι. γιατί πες για το μπάκι. Και ήταν καλό ο Μητσοτάκης, δεν το λέω εγώ. Κοιτάξτε να δεις ο Στεφανόπουλος, ήταν λίγο... Ο πατέρας μου τον έλεγε επαρχιακό συμβουλεογράφο. Μου λέει μην πας παιδί μου με τον Στεφανόπλο, αυτός θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, μην μπάστα. Θα... <Κι> Και τελικά είχε δίκιο, διότι έτσι βγήκε η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση με τον Μητσοτάκια ω ένα βουλευτή του που είχε. Ναι, <Κι> τον Κατσίκι. Τον Κατσίκι το έτσι έγινε, ας πούμε, τελικά. Αλλά μου το έλεγε, ήταν λίγο... Δεν καταλάβαινε, του λέγα αυτός είναι βλάκας πρόεδρε, του λέγα μου λέει Χρήστο είσαι φυσιογνωμιστής, δεν κάνει να είσαι φυσιογνωμιστής. Μπορεί να φαίνεται ο άνθρωπος βλάκας, αλλά να, να δούμε. δούμε. Ε, ε, Κραυγαλαίες περιπτώσεις ναι. βλακών δηλαδή. Ναι. Ναι. Έχουμε Έχει και σήμερα και... τέτοια περιστατικά ναι, φυσικά, βλακών. Φυσικά, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Εγώ γνωστό καραμαντικό έτσι, με είχε καλέσει ο ίδιος να μετάσχω όταν έλεγε στο, στο, στην Επιτροπή για την Ανωτάτη Παιδείας. Ναι. Το θυμάμαι και όταν πρώτο πήγαμε ναι. στην πρώτη επιτροπή που είχε κάνει τότε ο Παπανδρέου το νόμο πλαίσιο είχε καταστρέψει, από εκεί ήταν η καταστροφή της παιδείας, ε, ήτανε καμιά δεκαπενταριά είμαστε, από Πολυτεχνείο, από διάφορα ιδρύματα καθήκοντες. Ναι, ναι, ναι. Και μα έβγαλε ένα λόγο, μικρό, σύντομο, αλλά πολύ περιεκτικό. Καμπανάτο, κοφτό, μου έκανε φοβρά καλή εντύπωση. Και είπε, κοιτάξτε να δείτε ε, το κράτο έχει μια συνέχεια, δεν θα αλλάξει πίσω και να φύγουμε και να έρθουμε εμεί. Θα πρέπει κάτι να κρατηθούν από ό,τι έχει γίνει στο νέα αυτή, αλλά θα το κάνετε αξιοκρατικά όπω είναι έτσι αλλιώ. Δηλαδή, έδωσε το σήμα και ό,τι κάνετε εσεί, επειδή σα θεωρώ ότι είστε επίδει και ξέρετε το θέμα. Αυτό θα περάσει σαν νόμο η νέα δημοκρατία, στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Ό,τι μου φέρετε. Είπε. Ό,τι μου φέρετε, είπε. Πήρα το λόγο και λέω, κύριε Πρόεδρε, μήπως πρέπει να κάνουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη που ενδεχομένως θα έχει η νέα δημοκρατία, γιατί είναι διαφορετικά να έχετε, ας πούμε, 200 βουλευτές και, και, κάτω και κάτω διαφορετικά 51. να έχετε 151 όχι κυρία καθηγητά, εσείς θα κάνετε το καθήκον σας και εγώ σας υπόσχομαι ότι ό,τι σχέδιο φέρετε θα είναι το σχέδιο, το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας. Το κάναμε και δεν ήταν. Δεν ήταν το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, <χωρή> ήταν <χωρή> κάτι άλλο του σουβλιά, ο οποίος για να πάρει ψήφους, <χωρή> ό,τι είχε αφήσει... Ε, αδιάλυτο το Πασόκ Δηλαδή δεν είχε καθηγητοποιήσει και μονιμοποιήσει Ξέρω εγώ τους βοηθούς Το έκανε ο σουφλιάς, Τα Σουφλιάς Γι' αυτό φοβάμαι ε... εγώ αυτά τώρα με του μετανάστες Επειδή δεν άκουλε από το ένα αυτή Ναι σου λέει ότι θα χάσουμε εμείς τώρα Τους ψήφους και του πανεπιστήμια από Και δει, τους ναι. άλλους θα κάνουμε καθηγητές όλους. όλους Γι' αυτό φοβάμαι εγώ με του μετανάστες μήπως και ο νεαρό Μητσοτάκη σου λέει, τον οποίο εκτιμώ, γιατί τον ξέρω προσωπικά. Ε, τον ήξερα από τότε που δούλευε στην ε, τράπεζα. Στην άλλο τράπεζα. το πρόσωπο και, τί, και άλλο οι κινήσει που ναι, κάνει όμω. Γιατί είναι ξυπνότερο, δηλαδή ο Τσίπρα και ο, ε, η Τασία και ο ένα και ο άλλο να παίρνουν τι ψήφου αυτών, είχαν άλλη δομή. Νέα, και εμεί νέα δημοκρατία θα λένε αυτοί. Όπω του δείχνανε το Πασόκ με του Πακιστανού και μετά τον Τσίπρα ναι, με ναι, του Πακιστανού. Ναι, εγώ, εγώ νέα δημοκρατία τώρα αφού έκο σπίτι, έκο ξενοδοχείο. Έχω κορή, επίδομα, ε, επίδομα, ε, αλλά... ε, επίδομα. Δεν μου λες τώρα <σφίλισμα> σε ρωτήσω για να κλείσουμε. Εσύ γιατί δεν έγινε αλλιώ όλα αυτά τα χρόνια ενώ αυτή ήταν αλλιώ, γίνανε αλλιώ, τώρα είναι αλλιώ και γίνα. Εγώ είμαι ένα αρχόδεξιό. Εγώ δεν επιδιώκω κάτι ας πούμε στην πολιτική. Ναι. Εγώ, ε, όταν με πιέζε ο Έβρετ να κατέβω α πούμε βουλευτή. Δεν κατέβηκα και όταν με πίεζαν να πάρω θέση, όταν βγήκανε να μου δώσουν κάποια θέση στου διάφορου οργανισμού που παίρνουν ναι. οι διάφοροι δικοί του. Το, το ξέρω, πήρα. Έμεινα, αυτό Έμεινα στο πεδίο μάχη το δικό μου. Εγώ, ό,τι θέση πήρα στο θέμα τη αστρονομία και τη διεύθυνση του αστεροσκοπείου, το πήρα μέσα από την ακαδημαϊκή μου καριέρα και από την πολιτική σου τροπές, καμία. ευκαμψία. Καμία, όχι. Η μόνη πολιτική που θα μπορούσα να είχα πάρει που ήταν η προεδρία του αστεροσκοπείου όταν ήρθε ο. Ο μικρός Καραμαλής που ήμασταν και φίλοι και μάλιστα είχα και στην κλειστή ομάδα που τον σπρώχναμε για να βγει αρχηγός, το δώσαν σε κάποιον άλλο, το δώσανε στο ζωριοφό. Εγώ έμεινα διευθυντή στο Ινστιτούτο, μου δεν δώσαν ναι. την Προεδρία, μου κάνανε πολύ καλό βέβαια. Ότι δεν Γιατί είσαι ευκάψιας δεν το ξέρει το σύμπαν, επαδή Δεν στιγματίστηκα πολιτικά. Εμένα Να. η ακαδημαϊκή μου καριέρα όλοι το ξέρουν αυτή. Εγώ έβγαινα Γιώργο μου πρόεδρο στο τμήμα φυσικής που, αριστο... που ήταν αριστερό τμήμα και τότε που ψηφίζαν πάρα πολλοί οι φοιτητές που είχαν την υπεροπλία η αριστερή και ναι. οι καθηγητές ναι. Βήγαν δύο φορές πρόεδρος τμήματος σε ένα πανεπιστήμιο που όλοι. Γνωρίζοντα όλη αυτή τη απόψη. Επειδή ήξερα ναι, ότι εγώ στο θέμα το ακαδημαϊκό δεν υπήρχε περίπτωση να, να, να κάνω ναι, την οποιαδήποτε πολιτική εξυπηρέτηση. Μάλιστα. Με παίρναν ξέρεις όταν πρωτοπήγα καθηγητής καθηγητή, πόσοι με πέρνανε από τη μερίδα τη δεξιά ναι, να πούνε θα είναι υποψήφιο για καθηγητή αυτό κτλ. Εγώ λέγα παιδιά, αυτό υπάρχει καλύτερο συνυποψήφιο. Μέχρι και ο Στεφανόπουλος ο Μακαρίτη θυμάμαι, προς τη το. Όμω, στη συνέχεια που είπε, μου είπε ο ΤΑΔΕ, μα είναι στην ΝΟΔΕ, δεν ξέρω πώ τη λέγανε, στην Επιτροπή ναι. τη Νέα Δημοκρατία ναι, κλπ. Και, ναι, ναι. και μου έχει πει και ο ΤΑΔΕ ότι είναι πολύ καλό επιστήμον. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, ο ΤΑΔΕ, άμα γίνει καθηγητή, θα το δείχνουν οι φοιτητέ και θα λένε αυτή είναι η δεξιά στα πανεπιστήμια. Άρα θα χάσετε. Ναι, αυτή είναι η δεξιά. Καταλάβει. Μην μου λε λοιπόν ο Τάδε, διότι εδώ πέρα υπάρχει αξιοκρατία. Είναι καλά, μου λέει Χρήστο, άμα υπάρχει καλύτερο, πισωπάτησε. Ή άλλοι που με παίρναν και μου λέγανε, πρόσεξε, γιατί ήμουνα σε επιτροπή, θυμάμαι στα Γιάννενα, ότι ο Τάδε που είναι υποψήφιο στην αστυνομία μου λέει είναι κομμουνιστή. Πρόσεξε, λέει αυτό, διότι δεν θα σου λέμε καλημέρα άμα τον ψηφίσει. Άρα ήσουν κακό καθηγητή. Ναι, και πήγα εκεί και ήταν ο καλύτερο ο καλύτερος από τους υποψηφίους και βλέπω να γίνεται μία συζήτηση και μία υπονόμευση και σπήλωση χαρακτήρα και τα λοιπά και τα πήρα και λέω ρε παιδιά δεν τρέπεστε λίγο, δεν τρέπεστε εδώ, ο άνθρωπος έχει αυτά και αυτά, καθηγητή αστυνομία δεν θα βγάλετε. Πώς αντιμετωπίζετε αυτά, ποιοι είναι οι συνυποψήφοι. Και ήρθε ο άνθρωπο μετά, να μην πω όνομα, γιατί μετά έγινε όχι, και ευρωβουλευτή ναι. του ΚΚΚΟΕ. Ναι. Και ήρθε ο άνθρωπο μετά, με πήρε τηλέφωνο και με ευχαρίστησε. Μου λέει να σα ευχαριστήσω. Του λέει: να με ευχαριστήσετε. Το καθήκον μου έκανα εγώ. Δεν έκανα για κάτι ούτε προσωπικό ούτε τίποτε. Και έτσι δούλευα σε αυτό. Και επειδή το ξέραν, κατάλαβε, με ψηφίζανε για πρόεδρο. Σε δύσκολε καταστάσει, όταν γινόταν καταλήψη και δεν αναλάμβανε κανεί για να λύσει την κατάληψη. Και μου ερχόταν και μου λέγανε επειδή εκλεγή είχατε πρόεδρος, τώρα είναι κατηλημμένο το τμήμα, θα το κάψουμε. Έπρεπε να το είχατε κάψει λέω το τμήμα αυτό πριν, να το κάψετε τώρα. Δεν είναι τμήματα αυτά. Να σπαρεί με αλάτι η γη για να ξαναγίνει από την αρχή. Και φεύγανε μετά και λύνανε τις, <laughs> τις καταλήψεις. Να πούμε εδώ ότι σε όλα τα κόμματα ω φορεί ή σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχουν άνθρωποι καθαροί ή Φυσικά. μη ε, εύκαμπτοι κλπ. Όλους Αλλά μας έχουν με την στην κατάσταση, αυτό. Στην με την κατάσταση δεν που λαός. επικρατεί, εγώ όταν είδα ότι έχουν δεν, αποσυρώταν, πάει δεν αποσυρώταν το βιβλίο τη Ρεπούση επί κουτσίκου Γιαννάκου, μα τα πήγα και την είχα δει. Ξέρω τι είναι η κατάσταση αυτή. Α πούμε, ακόμα βγήκατε η κυβέρνηση και δεν είναι αυτό. Δεν φταίω εγώ, μου λέει, είναι διεθνή πιέση, κάτι μου έλεγε διάφορα. Ναι, ναι. Λέω, εντάξει, λαό. Ήταν ο Μάκη Οβορύδη που τον ήξερα εκεί πέρα, ήταν ο Γεωργίου που ήταν αξιοπρεπής άνθρωποι. Ναι. Και ο Μάκης ήταν τότε. είχε δύναμη τότε ο Μάκη. Μην τον βλέπει τώρα που έχει κάπω συμβουβαστεί με το σύστημα. Ναι, ε, ήταν ο Άδωνη, ήταν ο Θάνο, ήταν ο Κυριάκο Οβελόπουλο, όλοι αυτοί. Ναι, μα πέρασε από εκεί και σκόρπισε και πήγε. Ο Άδωνη είναι μορφωμένο παιδί. Τον ξέρω με τον Λεωνίδα, ήταν φοιτητή μου, του ξέρω. Εγώ ξέρω Ο πατέρα σπουδαίο Σάκη. Ο Σάκη, ο Γεωργιάδης, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είχε την εφημερίδα του Στεφανόπουλου τον αντίλογο που εγώ αρθρογραφούσα και τον ήξερα από εκεί. Πέθανε νέο από καρδιακή προσβολή ναι. και είχε κάνει ολόκληρο αγώνα για να σηκώσει την ε, βιβλιοθήκη των αρχαίων Ελλήνων που έβγαζε. Ναι. Με αγώνα, με συκοφαντίε, με ύβες ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα κτλ. Πέθανε νέο, ο Άδωνη το κράτησε αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω, έδειξε ναι. δηλαδή. Αντοχή και κράτησε αυτό τον Νίκο το, με όλε τι εκδόσει ναι, ναι, λοιπά. Ναι, και και ναι. με τη σχολεία. Και ο Λεωνίδα. Έχει κάποια μειονεκτήματα βέβαια. Άλλο, αυτό είναι πολιτική ναι. η κρίση. Είναι Λέμε για το άλλο κομμάτι. Ναι. Άσχετα αν χρειάζεται τώρα να έχει υποτίτλου για να καταλαβαίνει τι λέει όταν τα βιάζεται και τα λέει γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλίε. Δεν καταλαβαίνει. Δεν πρέπει να πέφτουν υπότιτλοι. Ε, βέβαια. Και τώρα με τη δικαιολογία. Για με... το άτομο, μου. Και τώρα ξέρει, γίνεται αυτό σιγά-σιγά με τη δικαιολογία την ανθρωπιστική. Ότι να ακούνε και αυτοί που δεν έχουν καλή ακοή, που δεν καταλαβαίνουν πώ θα γίνει ναι. με αυτού. Του ναι. ναι. βάζουν υπότιτλου. Έχουν και αυτού που κάνουν, αλλά αυτοί δεν μπορούν με τα λίγα σήματα που κάνουν. Ναι. Ναι. Δεν προλαβαίνουν. Αυτή ναι. η νοηματική δεν υπάρχει περίπτωση να αποδώσει. Ναι, Εγώ οι γραφεί. Τα βασικά, έχουν... ναι. Πράξεις. Να διαβάζει κι ο άλλο με τα μαντάκια του. Και όλοι αυτοί που μπουρμπουρίζουν κτλ. Του διαβάζει τουλάχιστον, τη λένε. Ναι, θέλω να πω ότι είχε τότε ο λαό. Δύναμη. είχε δύναμη είχε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν πράγματι να στηρίξουν ένα κόμμα το οποίο να έχει εθνικές και ελληνοκεντρικές αρχές ατυχώς ε, πέσαμε στο Γιώργο τον Καρατζαφέρη ο οποίος ήταν μαρξιστής όχι του Μάρξ που ξέρεις του Γκρούσο Μάρξ που σου λέει κύριοι μου αυτές είναι οι αρχές μας δεν σας αρέσουν έχουμε και άλλες Έ, έτσι δεν πήγε το πράγμα. Είδες ότι όλα αυτά τα πατριωτικά, πατριωτικές προσπάθειες, από πω εγώ γιατί έχουμε έξω από παντού, χαλάνε και το πνεύμα των εγώ... απλών ανθρώπων που θέλουν κάπου να πάνε να Ο μόνος ο οποίος είχε τότε τη δυνατότητα τότε ήταν ο Μάκης Σοβορύδης. Ο Μάκης Σοβορύδης θα μπορούσε να είχε κάνει το άλμα. Θα ναι. να μπορούσε να είχε κάνει το άλμα και να ηγείται τώρα ενό κόμματο το οποίο να είχε 20-25% κάτι τέτοιο. Γιατί ναι. είναι σοβαρός και από απόψεις παιδείας και από απόψεις πολιτικής. Ε, τώρα ο Κυριάκος εντάξει. Σου πω την αλήθεια, εγώ αυτόν ακούω ας πούμε πλέον. Το Βελόπουλο ακούω. Τι μου λες επειδή μια και το ανέφερες Μπορεί γιατί πάνε να κλείσουμε και δεν θέλεις. Μου και του να πούμε και του. Δεν θα ρε πρέπει μου να ναι, βγάζει ναι. λεφτά. Δεν είναι κακό. Απολογήθηκε και Άδωνη, για τις... Μάλιστα, μάλιστα και, και του Άδωνη, γιατί του είχε γίνει κριτική μεγάλη και του Άδωνη. Και τον είχα υπερασπιστεί σφόδρα, διότι εμπάσει πτώσει ο Άδωνης πουλάει και βιβλία όμως. Πουλούσε τότε, τώρα δεν πουλάει. Και μάλιστα και καλά βιβλία. Εντάξει? Και ελληνοκεντρικά βιβλία. Τώρα, ο Κυριάκος, κοίταξε να δεις, έχει κάτι που ξενίζει ναι. όταν έχει μια εκπομπή θα μου πεις μπορεί, πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος έτσι, ναι. δεν λέω ότι είναι ούτε ντροπή ούτε τίποτε, αλλά τη στιγμή που σου λέει τον σωστό πολιτικό λόγο και την διεθνή ανάλυση και αναγκάζεται να σου πασάρει μια αλήφη μετά, είναι κάτι Συ το πονώ. οποίο οι αντίπαλοι το χρησιμοποιούν. Συμπονώ, εκεί βάζεις άλλο πολιτή, του, του δεν κάνει τον πολιτή δηλαδή, εσύ. Δημιουργούν, δημιουργούν ε, αυτή την προπαγάνδα στο γκλαμουράτο... Στην κλαμουράτη διαστρωμάτωση, ε, την αστική, ναι. ότι βρε, παιδί μου τι τον ακουμπά, αυτό θα σε γεμίσει με τι αληφέ. Μικρό αστό. Και είναι αρκετή αυτή Πολύ. η κλαμουράτη. Κατάλαβε και των συγκουφαντών σε αυτό το σημείο. Σου λέει εντάξει, τώρα τι να ακούσουμε εδώ αληθέ. Το, το έχω πει κι εγώ. Ναι, ναι, δηλαδή δεν δηλαδή, μπορεί να βγαίνει ναι. να κάνει γεωπολιτική ανάλυση ναι. και, και, και βέβαια... μετά πουλά αληθέ. Όχι ότι είναι κακό, βάλε βέβαια... έναν άλλο να το κάνει. Και βέβαια και ποιου δεν πουλάνε. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Αυτή είναι η σχολή Καραζαφέρη. Το ξέρω και από τον Άδωνε αυτό. Ναι. Λέω: Άμα δεν φωνάξω, δεν πουλάω. Έτσι και πισωπατήσουμε και δεν κάνουμε αυτό το στυλ, τελειώσαμε. Κλείσαμε. Ναι. Δυστυχώ είναι μια μερίδα που αγοράζει επειδή είναι συνηθισμένη με αυτό το στυλ τη τηλεπούρια. Αλλά με δυο καρπούζια σου, ένα. Συμφωνώ, αυτό σου λέω και εγώ. Και μάλιστα και το περίγυρο. Ποιου έχει. Διότι εδώ τώρα ο κόσμο, όπω παλιά και με τη Χρυσή Αυγή, σου λέει: Πώ θα ρε, παιδί μου, η Ελλάδα. Με ποιον ναι. θα διοικηθεί η Ελλάδα. Πε ότι βγαίνει η Χρυσή Αυγή η κυβέρνηση αύριο. Ναι. Ποιο θα είναι υπουργό των οικονομικών, ποιο ναι. θα είναι ναι, υπουργό. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Με ακρότητε δεν γίνεται. Όχι ακρότητε. Αγραμματοσύνε. Τι ακρότητε σα υπάρχουν αυτά που λένε ακρότητε. Να φύγουν οι μετανάστε. Γιατί του θέλουμε εδώ πέρα. Δεν κατάλαβα. Όχι ακρότητε, ναι. εννοώσα οικονομικά. Ναι. Δεν εννοώσα άλλο. Όχι μόνο. Ναι, τα τα, τα μπουρμπουρτα οικονομικά δεν ήταν ακρότητε, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπο. Ποιο ήταν ο οικονομολόγο που θα το έκανε. Εδώ ο Βαρουφάκη, α πούμε. Είχαν, αλλά ο Βαρουφάκη λένε ότι έκανε. Δεν είμαι και 100% σίγουρο ότι όλα τα χρεώνεται ο Βαρουφάκη. Εντάξει, ούτε είμαι. Κοίταξε, έχω την αίσθηση. Γιατί φαίνεται ότι είναι εφή ο άνθρωπο. Καλά, είναι εγωπαθή έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Άλλο αυτό. Έχει μια ανασθένεια ο άνθρωπο. Τι εγωπάθειε. Μπορεί αργότερα να βρεθεί κανένα να Αυτός, Αυτό μπαταρία δεν χρειάζεται. Αν, έχει λύθειο. Α ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρο ο Βαρουφάκη έκανε μια οικονομική πολιτική προβολή, εάν. Πηγαίναμε στην Δραχμή, χρυσαυγήτικη. Mm. Δηλαδή, τι έλεγε αυτό που έλεγε και η Χρυσή Αυγή: Θα υδρώσετε Έλληνε, δεν θα κάθετε στι καφετέρειε, mm. θα πάτε στα χωράφια σα, θα καλλιεργήσουμε τα χωράφια Θα περάσουν δύο θα χρόνια, περάσουν τρία. Θα περάσουν δέκα χρόνια αγώνα υδρότα και αίματο, αλλά θα μάθετε να δουλεύετε. Αυτό έλεγε. Αλλά αυτό το πράγμα η ελληνική κοινωνία δεν το θέλει. Ανατελεία. Στην αγορά που πάω εγώ και ψωνίζω, στην κεντρική, την Βαρβακιό. Ναι. Μέσα στο στεγασμένο είναι κρέα τα ψαριά, απέναντι είναι τα φρέσκα γύρω γύρω. Τα έχουν στους 10 εμπόρους, οι 8 είναι ξένοι. Ναι. Και μπορώ να σου πω και την καταγωγή Αιγύπτιοι. Αιγύπτιοι, ναι. Ναι, οι... τότε γιατί υπάρχει οι... το πρόβλημα. Οι Έλληνες που είναι, Καλά οι εμπόροι. Καλά Για να μην πάθουμε, ζούμε ναι. με ψευδαισθήσεις, ναι. εντάξει, Καλά να, να τα λέμε όλα. Εντάξει, τα παρατήσαμε και τα χωράφια μας και τα πάντα. Σου δεν θα πουλάω εγώ τώρα μαρούλια, Άρα, πάω τώρα, να παίξω μπαρμπουτάκι τώρα, με το ξεκολούάκι, και λοιπά τώρα. Είναι εύκολο στόχο διότι είναι υπέρμετρος και αυτός και λέει διάφορα αυτά τα που ακούς να. και λένε ο Βαρφάγης, δεν έφταγε ο Τσίπρας, δεν έφταγε ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτά. Ναι, δεν είχε την αντοχή ο Τσίπρας, ας πούμε, να πει αυτό. Ακούσα να δείτε τεμπέλδες Έλληνες, να πούμε. Όχι, Εδώ δεν. ήρθε η αριστερά και θα δουλέψουμε. Θα τρώγε Αλλά ξύλο. Αλλά απολεύτηκε γιατί ήταν τεμπέλις ο ίδιος. Ε, βέβαια. Όμα Όχι, 14... δεν είναι σε 14 σύνομαι. χρόνια να βγάλει Όχι, σε, σε αυτό δεν είναι τεμπέλις. Ναι. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ε, εντάξει, ναι. Δε... Έβγαλε ένα Πολυτεχνείο σε 14 χρόνια και τα λοιπά. Δεν ήταν το πρότυπο του Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκη ήταν αητό αυτά. Καταλαβέ. Έχει, έχει ακαδημαϊκή πορεία. Δεν κόλλησε πουθενά να πάρει το πτυχίο Δεν κόλλησε πουθενά να πάρει τα διδακτορικά του. Σήκωσε και μια μύτη να πούμε τεράστια. Εντάξει. Γιατί έβλεπε τον Τσίπρα πλέον ω. Και δεν βλέπει τί. ένα νησί δύο. Οι δεν έχουν αίσθηση. Κοίταξε, εγώ ήμουν εκπρόσωπο από το 2001 ε, μέχρι το 2008. Ε, 5, 6, 7, δεν θυμάμαι πολλά χρόνια, ήμουν πρόσωπος της Ελλάδος ναι. ε, στο, στην Κομισιόν ναι. για την, ε, να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο για να προσοφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ευρωπαϊκή ΝΑΣΑ, την European Space Agency. Εντάξει; Και πηγαίναμε μεταξύ Παρισίων και Βρύξελων, γινόταν άξη για αυτόν τον λόγο και μας ενημερώνουν για τα διάφορα πρωτοποριακά προβλήματα της ΕΣΑ και λεγόταν πάρα πολλά και διάφορα. Ναι. Είχα και εγώ πάρα πολλές ωραίες ιδέες να τις πω, αλλά ήξερα το μέγεθος της χώρας μου και που είναι τα όρια, όχι αυτό που θα πω εγώ σαν εγώ, αυτό που θα γίνει αποδεκτό όταν έρχεται από μία χώρα που λέγεται Ελλάδα, με τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις συγκεκριμένες διαστάσεις. Α, αυτοί μας ξέρουν Α, καλύτερα το, από μας. Ναι, αυτό δεν καταλάβει ο Βαρουφάκης. Δεν είσαι ένας σπουδαίος εσύ και πρώτος μαθητής και πρώτο διδακτορικό και ευφυής και τα λοιπά και να πας να βρίζει τους άλλους και να του λες αυτό έχει χαμηλό πτυχίο που yeah. έλεγε για τον Ντόμσεν. Τον το το το, το, το, το, το, το Ντάισεμπλουκ. Την Ντίζελ, αυτόν τον τύπο. Όχι, αλλά γιατί σε δεν έχει ούτε πτυχίο και θα μου πεις εμένα για τα οικονομικά. Δεν το καταλάβαινε αυτό. Γιατί είχε ασθένεια, είχε ασθένεια, την εγωπάθεια. Έπρεπε να, να, να. πει: Κοίταξε, η Ελλάδα είναι εδώ, είναι πτωχευμένη, τόσα είναι τα οριά μα και κινούμεθα στο Αυτό, εκείνο άλλο, σιγάς, Όσο μπορούμε. Αλλά αυτό σε τη μύτη του επάνω και το θεωρούσε προσωπικό το θέμα. Ότι ποιο σε σύρε που δεν έχει καλό πτυχίο να έρθει και να συναγωνιστεί με τη δική μου ιδέα. Ιδάλλος και τα βιβλία που έβγαζε, πριν να γίνει αυτός που έλεγε το Μινόταυρο και το ένα και το άλλο, αν τον προσέξεις, είναι ελληνοκεντρικά με την έννοια ότι προβάλε τον αρχαίο ελληνισμό. Εγώ Βάλε έχω ρωτήσει τίτλους. 300 Έβγαλε, άτομα. Έβαζε τίτλους στα βιβλία του τα οποία είχαν σχέση δεν με Δεν τον Ελλάδα. έχει ψηφίσει κανείς. Πώς βγήκε στην Πουλή. Τι πράγμα. Δεν έχω ακούσει έναν να ψήφισε βαλουμπάκι. Το ψήφισαν κάποιοι. Ε, Πώ Έλα, ρε Χρυσό, ε, που τα ξέρει. Θε να πει ότι έκανε νοθεία η Σίγκουλα και ο Μισωτάκη για να βάλουν το βαρουφάκι να μην βάλουν. Η Σίγκουλαρ νοθεία δεν κάνει. Το ψήφισαν. Το ψήφισαν Β... και ξαναδεί. Εσύ... Χαρισματικό ναι. είναι. Είναι κάποιοι ναι. οι οποίοι λένε δεν βάζουν. Αλλά δεν ξέρει προ τα που κλείνει, ρε Ποιο Ο Βαρουφάκη. Όχι, ούτε ο ίδιο ξέρει. Α, δεν ξέρει. Μια χαρά είμαστε. Μπορεί να αλλάζει, α πούμε έτσι. Εντάξει, άμα δεν ξέρει προ τα που κλείνει. Ένα ψε πάντα του. Έχα γράψει και άρθρα για το Βαρουφάκη. Το ένα είναι ότι. Αυτό ότι τσαμπανόε αριβάτο από τον Τόλτσε Β, ναι, ξέρεις που, ναι, ότι ήρθε ναι, ο τσαμπανό ναι, ναι. ο μάγος ας πούμε να λύσει. Και το άλλο του έλεγα ότι τελικά του το απίθυνα το λόγο στο άρθρο και του έλεγα θα σε φάνε. Οι ίδιοι δικοί σου θα σε φάνε, θα σε αποδομήσουν και από εκεί που σε λένε άσετ θα σε μουτζώνουν μετά. Όπως έγινε. Το ψήφισαν ε? για χαβαλέ μου λένε εδώ. Ε? Οι νέοι ψήφισαν για χαβαλέ. Όχι, όχι. όχι. Οι χαβαλέ ψήφισαν το Λεβέντη. Για, για του Βαρουφάκη, λέμε τώρα που βγήκε. Ως, για Χαβαλέ ψηφίστηκε ο Λεβέντε. Ο, ο οποίο πρόδωσε το ρόλο του, δεν διασκέδασε το Ελληνικό Κοινοβούλιο και του Έλληνες Δεν έβγαλε με ένα φραπέα πάνω στο έδρανο. Δε, να πει να! Αυτά για να ξαναβγεί και δεν ξαναβγήκε. Διότι ο καθένας βγήκε για κάποιο ρόλο. Η Χρυσή βγήκε βγήκε για άλλο ρόλο. Όταν γίνανε κότε, δεν ξαναβγήκανε. Ο. Λεβέντη, εφόσον δεν διασκέδασε τον κόσμο, δεν ξαναβγήκε. Ο Βαρουφάκη είναι με του τρελού. Ναι. Το, το ανισόρροπο, α Λε να πάρει την καβάλα σε αυτή απάνω, να πάει. Είναι αυτό δε ανισόρροπο. Με τόσου και τόσου, είχαμε με τόσου και τόσου που ναι. βάλε και τον τρελό. Ναι. Μα ξέρω κι άλλου που βγαίνουν στο YouTube, βάζουν τρελός μια κάμερα και... απέναντι το και τραγουδάνε τρελός. μόνοι του. Ε? Εννοούμε πολιτικά τρελό. Διότι ναι. τρελό. Άλλο ε, το ε, άτομο και άλλο η πολιτική. Είναι αυτός και μόνος ορισμός είναι αυτός που μετράει Είναι αυτός που κάνει κάτι εις του συμφέροντος του ναι. Ο Βαροφάκης δεν έκανε κάτι εις βάρος του συμφέροντος του Βγήκε με ένα πόθεν που έχει τον τελευταίο χρόνο 500 χιλιάρικα Ας πούμε ναι. έβγαλα από τα βιβλία του και από τις κινήσεις του Και από τη διαφήμιση που του έγινε Ενώ πριν είχε 170 δεν είναι, δεν είναι λοιπόν τρελός με την ψυχιατρική έννοια Είναι τρελός με την πολιτική έννοια θα το κάνω κούκκι. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει κούκκι, όχι αυτά που έκανε ο καμένο που έκανε κολοτούμπε. Αυτό μπορεί να το κάνει. Μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Κοιτάξτε, εντάξει τώρα. Ο Τέρεν και ε, τα άλλα επειδή, τα παιδιά. Επειδή αποσύρθηκε, α πούμε έτσι τον λυπάμαι λίγο. Εγώ, λοιπόν, μάλλον πρέπει να σοβαρευτούμε απάντε. Δέκα εκατομμύρια ψηφοφόροι, οχτώ, εφτά όπως ψηφίζουν. Διότι ψηφίζουμε με χαβαλέ, όπω είπε, και μετά φωνάζουμε για τα αποτελέσματα χρυσάρα. Εάν άμα σε πουλάει και αυτόν που ψήφισε τώρα, α πούμε και ο Μητσοτάκης, τι να κάνει, Μούρα. Αυτό Εντάξει, είναι καινούριο έργο. Δηλαδή, με συγχωρείς, νιώθω δηλαδή ότι ε, λέει το τζίπρα ψεύτη, α πούμε, τι είναι αυτά. Να μα μιλάει για 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστε και ότι δεν θα του φέρει από τα νησιά. Αλλά και, θα τηρήσω με τη συμφωνία. Και να ψεύδεται έτσι. Αυτό το είχε πει. Το Αυτό είχε πει. Τον ψέχο, το ψέγω. Αυτό είχε δεν τον ψέχο. το είχε πει. Το ψέγω για το μεταναστευτικό. Αυτό το είχε πει και το είχε πει ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι. Ε, τον βόρευε πάρα πολύ αυτή η συμφωνία. Και να σου πω κάτι, ουδέποτε θα γινόταν καλύτερη συμφωνία με τα Σκόπια, με αυτού του Βορακεδόνε. Και να σου πω κάτι, εντάξει, είχε η Τουρκία το πόδι εκεί, τώρα μπορεί να μην το έχει τόσο. Μπορεί να το έχουμε το πρόβλημα. Ναι, άμα το δει μην... μακριά το έργο. Ναι, ναι, εντάξει, πώ θα γίνει. Και δεν ξέρει μετά τι μπορεί να γίνει, γίνει. Καμιά ναι. ενσωματοσούλα, ναι, τίποτα. Ξέρει, όχι, δεν θέλουμε ενσωματωσμό, όχι. όχι αρκετούς, Γεωγραφική. Αρκετού βλάκε έχουμε δικού μα. Να και στη μάπα τώρα και του άλλου και να βγάζουμε πρωθυπουργού, ο Μια χαρά είναι εκεί που είναι, όχι. Οι ποσοστώσει δεν θέλουν. Να χαρά εκεί Βορακεδονία, ό,τι θέλουν. Βορακεδονία. Ε. Βορακεδονία, ναι. Αυτή δεν είναι Βόρειο Μακεδονία, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε μπορεί να, να, να το να πει και Βορακεδόνια. Ναι. Πώ του λέγανε Φύρομα, α πούμε. Ναι. Ναι. ναι. Όχι και νορ, Νορσεντόνια, α πούμε. να του λε, δεν είναι θέμα Βορακεδονία. Γιατί ναι. Βορακεδόνε. Και άλλα και άλλα λοιπόν, και Αλβανία. Έχουμε προβλήματα διάφορα, αλλά. Να συντονιστούμε. Χαμηλά, εκεί χαμηλά η μπάλα. Να συντονιστούμε. Χαμηλά η μπάλα εκεί. Είναι να δούμε με την ετοιμόρα που η θα γίνει ναι. και με τους σεισμούς. Γιατί βλέπεις γίνονται σεισμοί. Μην πέσει η πολυκατοικία και μας έρθει προ τα δω. Ε, να πάμε στην αυλή απέναντι mm. να κάτσουμε. Ε κάπου μπορούν να έχουν και άλλα μέρη εκεί πέρα τώρα να... Λοιπόν Χρυσάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έσυρα. Είχα να είσαι εδώ καιρό. Ευχαριστήθηκα και την κουβέντα και οι κυρίες οι και λοιπά. Θα παιχτεί και επανάληψη για όσου ε, να άκουσαν την αρχή και ε, του φίλου που είναι εκτό Ελλάδο και κυρίω στο άλλο ημισφαίριο κλπ. <coughs> Απλά θέλω να ξέρω, το ξέρω ότι τώρα που χειμουνιάζει εδώ και δεν λείπεις, κατά διαστήματα να τα ε, τώρα κάποια στιγμή, Και εφόσον ε, βγάλει κάτι καινούριο να το παρουσιάσουμε κλπ. Κάνω και εγώ μια αναδιάταξη εδώ. Ναι, ξέρω ότι είσαι κοντά και σου έχω ευχαριστήσει κάτι επανάληψη. Δεν χρειάζεται να τα αυτά. Λοιπόν, να σε καλά. Για Καλό βράδυ. Για. Οπότε. Θα το πω εγώ τώρα, αντί το Χρήστο, μια και καλύπτει, ή δράστε ή σκάστε, εννοώ όλοι μα.